είμαστε από τη φίλη και σήμερα, καλησπέρα Παρότι έχει 13 ομήνας εμεί πάμε καλά Άκομαι mm -hmm. <σ otro> Αλμπέντου 14. Ακόμα γνωστοί επισκέπτε Κρατάμε το έθιμο από 1988 Και σήμερα έχουμε κοντά μας την φιλενάδα μου Την κυρία Δάγιο Ζωγραφίδου Ελένη Σε όλου του φίλου που είναι μέσα από παντού και κάθε βράδυ, και τι ευχαριστίες για τι επαναλήψει που έβαλα από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι λίγο πριν ξεκινήσουμε. Και μερικοί με βρίζουν και όλα. Λέει: Ξενυχτήσαμε, δεν κοιμηθήκαμε να ακούμε τι εκπομπέ. Εντάξει, παιδί μου, ο Αλμπέντο αυτή τη δουλειά κάνει. Έχω να πω δε ότι η Τετάρτη καινούρια εκπομπή εντάσσεται στο πρόγραμμα μετά τι 10 αμέσω μετά την κυρία Κουμπούνη ε, για τα ΑΜΕΑ κτλ με τον Κώστατο Βαζούρα το φίλο μου από τη Λάρισα Τετάρτη βράδυ μην λείψει κανεί. η πιο ρεαλιστική εκπομπή που μπορεί να έχετε ακούσει ποτέ θα είναι κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα στον αέρα και από Πέμπτη και μετά θα έχουμε σχολιασμούς από τον κύριο Φαΐλο Γρανιδιώτη και τον Σπυρωτό Χατζάρα με τον οποίο συνεζήτησα ορισμένα θέματα προχτές και μάλλον θα έχει και μόνιμα εκπομπή εδώ στον Αλμπεντο. Έξελίξεις στη Συρία και λοιπά. Σχολιάσαν εδώ Μες τις μέρες Περάσανε ο Λιγερός, ο Γούδης Ο Αιφαντής ε, Ο Μαριάς προχτές Και λοιπά Θα ακούσουμε και τη γνώμη του Φαΐλου ε, Τα ξέρει τα κουρδικά Όσο καλύτερα Από τον οποιονδήποτε Και ο Χατζάρα όπως είπα Που θα έχει κατά πάσα πιθανότητα ε, μια φορά την εβδομάδα εδώ, μια εκπομπή και θα κάνει σχολιασμούς της τρεχούσης επικαιρότητως. Ξεκίνησε και ο αδερφό ο Μπαντίδη, κώδικα μυστηρίων. Πλέον, κάθε Σάββατο 11.30 το βράδυ και είχε την κουμπούνη, τον πλεύρη και το γούδι εχθέ. Δεν την έχω δει ακόμα. Κάτω το βράδυ με τη σία μου από το YouTube. Μαθαίνω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Και τα σχολεία κλπ. Θα προχωρήσουμε δυνατά και μαζί με το λεκάκι. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να είναι ο χειμώνα ενδιαφέρον και ευχάριστο. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο ψυχοπαθητικά όπως βλέπετε από παντού και δεν ξέρεις το ξημερώνει το πρωί και βέβαια κανένας δεν έχει βγει να πάει μέχρι την τουρκική πρεσβοία να διαμαρτυρηθεί όλοι αυτοί οι σιριζοανθρωπιστές τα σωματεία αυτοί οι ανθρωπιστένα που είναι ζεσουοί, κούρδοι ξέρω εγώ, μόνο για το αδελφάτο των υποτών τρέχουνε όπου να είναι για την Ικαράγουα, για τον Μπαγκλαντές, για την Ονδούρα και δεν τρέχουνε οι ανθρωπιστέ Αριστεροί αυτοί οι ανθρωπιστέ, καταλάβατε Στον καβάλο μπορεί να είναι γιατί στο μυαλό δεν νομίζω ότι έχουν Λοιπόν εδώ είμαστε Ενισχύουμε και εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα όπως είπαμε Όμως για να μην καστερούμε ε, Ανοίγω Μικρόφωνο στη φιλενάδα μου Πώς είστε κυρία μου Πολύ καλά Σου εύχομαι πάντα να έχει επιτυχίες Το βλέπω να. ότι είσαι καλά Καλά πάμε μόνο τι επιτυχίες Πάμε καλά Εδώ πληρώνουμε χοντρά την κατάσταση Πάμε καλά, πάμε καλά. Έχουν μαζευτεί εδώ Οι διάφοροι που μαζεύονται Γιατί δεν υπάρχει άλλο μικρόφωνο που τώρα Και δεν είναι εγωιστικό αυτό Κόμμενα όλα τα πάντα Λοιπόν πώ είσαι καταρχήν Πολύ καλά Απλώ στενοχωρημένοι με τα γεγονότα που γίνονται ε, από κόσμο. Εντάξει όπω όλοι. Γι' αυτό πρέπει να μα εγρήγορσει και να κόψετε λίγο το την παλαμιακή πεοπαλιδρόμηση οι περισσότεροι. Λοιπόν, τι θα μα πει σήμερα Ελενίτσα Σήμερα θα μιλήσουμε για, για να γνωρίζουμε το μέλλον, λέει καλύτερα. Πρέπει να γνωρίζουμε το παρελθόν για να μην γίνονται τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε και για πολέμους που γίνανε στο παρελθόν, αλλά οι οποίοι κατευθύνονται ακόμα. Με, τώρα με τους ίδιους οι οποίοι κρύβονται από πίσω και κατευθύνουν τους πολέμους Είναι η παρατάξη του φωτός και του σκότους θα μιλήσουμε με δύο Θα μιλήσουμε ναι. δηλαδή για την αργοναυτική εκστρατεία Θα την αποκρυπτογραφήσουμε Θα πούμε τι συμβολίζει ο δράκος που σκοτώνουν οι ηλιακοί ήρωες ναι. Για τιτανομαχίες, για την πτώση του φαέθοντος ναι. Για όλα αυτά τα οποία Για... έχουν φτάσει στι μέρες μας ω συμβολισμοί ή συμβολισμοί. συνέβησαν στο παρελθόν Λανή. Συνέβησαν, αλλά είναι συμ... οι ονομασίες είναι συμβολικές. Ναι. Συνέβησαν πόλεμοι, καταστροφικοί, πυρηνικοί. Ναι. Ε, καταστράφηκε πολλές φορές η γη και ξανάρχισε ξανά από την, την αρχή, αρχή ο πολιτισμός. Ναι. Δηλαδή όπως τώρα, ενώ έχουμε μια τεχνολογία, μπορεί να ξαναπάμε στις πηγέ. Ε, βέβαια, άμα γίνουν, πατήσουν τα κουμπιά αυτά τα πυρηνικά... Ξαναπάμε, Ξα, ξαναπάμε στι πηλιέ. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Άλλου δεν του καθόλου. <laughs> Εγώ είμαι χυπάρα, δεν με νοιάζει. Κοιμάμαι και σε <laughs> ώρες. Λέβαια. Κάτι άλλου δεν ξέρω αν του βολεύει. Τρομοκρατημένοι είναι όλοι, αλλάζουν σλιπάκια κάθε μέρα. Τέλο πάντων, δεν είναι ωραία γεγονότα όπως και να έχει. Ε... Να και αλλά και για ποιο λόγο γίνονται αυτοί οι πόνοι, Τι κρύβεται από πίσω, Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν. Από πού θα αρχίσουμε για να έχουμε από μια την αργοναυτική εκστρατεία. Θα πούμε ορισμένα πράγματα γιατί για όσου δεν γνωρίζουν περί τη αργοναυτική εκστρατεία και mm. μετά θα αρχίσουμε την αποκρυπτογραφού. Λοιπόν, λοιπόν ξεκίνα... με Το όνομα, τι είναι, αργοναυτική είναι η αργοναυτική εκστρατεία. Είναι καθιερωμένη, λοιπόν, στην ελληνική μυθολογία η εκστρατεία του Ιάσονα και των 50 αργοναυτών από την Ιολκό του Βόλου. Που βρίσκεται και ο φίλο μα ο Μπαντίδη εκεί στη... mm. στο Βόλο. Στο Βόλο. Δεν τυχαίο λοιπόν, γιατί λέγεται <laughs> και άστρα τη Βίλα. Η δε... ναι, Δεν είπαμε εμεί να τα πει αυτά του, του ιδιοκτήτη. Από την Ιολκό λοιπόν του Βόλου στην κολχίδα του Ευξήνου Πόντου. Γιατί την κάνει αυτή την εκστρατεία, για να πάρουν το χρυσό μαλοδέρα που το φύλαγε ένα φοβερό δράκο. Ακεί θα σταθούμε όταν έρθει η ώρα πολύ. Ναι. Το... το χρυσό μαλοδέρα λοιπόν προερχόταν από το Κριάρι, που ήταν υπτάμενο. Υπτάμενο Κριάρι και στο οποίο ανέβηκε ο Φρίξος και η αδερφή του Έλλη για να ξεφύγουν από τον πατέρα τους Αθάμαντα, βασιλιά του Ορχομενού της βιοτίας. Τους είχε κατηγορήσει λοιπόν, είχε πεθάνει η μητέρα τους Συνεφέλη. Ναι. αυτός είχε παντρευτεί την Ηνώ. η κακιά μητριά που λέμε, ναι. η οποία ήθελε να ξεφορτωθεί τα παιδιά του, το Φρίξο και την Έλλη, Έλλη, Έλλη Υπάρχει μια σύνδεση. Ναι. Λοιπόν, και τάχα πλήρωσε κάποιους να πούνε μία ένα χρησμό ότι υπήρχε αφορία έπεσε στον τόπο και είπε ότι ο χρισμός έλεγε ότι πρέπει να θυσιαστούν αυτά τα παιδιά για να σταματήσει να, έχει, να, μην, να γίνει γόνιμο το έδαφος. Ναι. Ο αθάμας την πίστεψε και πήγε να θυσιάσει τα παιδιά του. Είναι φέλει όμως σε συνδυασμό με το Θεό Ερμή Έστειλαν ένα επτάμενο κρυάρι Α, την ώρα της θυσίας. Αυτά θέλουν να τέλει σαργά. Ναι. Έτσι. Και λοιπόν τα πήραν τα παιδιά, κάτι θυμίζει με τη θυσία, ξέρεις, κάποιο άλλο του. Ναι, ναι, και το επτάμενο ε, κρυάρι ναι, μου αρέσει ναι, ναι. πολύ. Ναι. Είχε και μαλλί έτσι. Χρυσόμαλο, χρυσόμαλο, Α. χρυσόμαλο. Ο χρυσόμαλο, κρυάρι πτάμενο Ναι Εντάξει μου λοιπόν, ανεβήκαν... πάω στη Νέα Ζηλανδία να κουρέψω πρόβατα. Ναι Τρελαθούμε <laughs> Για συνέχισε μα Ελένη Λοιπόν ε, ανεβήκαν πάνω στο κρυάρι Και φύγανε πετώντας Αλλά η Έλλη όταν φτάσανε σε εκείνο το μέρος που τώρα ονομάζεται Λίσποντος Έπεσε Κατά λάθο. Και από τότε το μέρος ονομάστηκε Λίσποντος Και πώ έπεσε δεν λέει το κείμενο Δεν λέει έπεσε η Έλλη λέει κατά λάθ <laughs> Γιατί γελάς, <Πίλας> <Πίλας> πρέπει να το γιώνουμε για να το ο... πιάσουμε όμορφο Όλα αυτά να το είναι συμβολικά Ακριβώς θα δούμε. Ναι. Ο Φρίξος λοιπόν συνέχισε και έφτασε στο βασίλειο του Αίτη Στη Νέα της Κολχίδας Ο οποίο τον καλοδέχτηκε Και τον πάτρεψε με την κόρη του χαλκιόπι. Χαλκιόπη, Χαλκός Χαλκιόπη. Και όλο τυχαίως και τώρα εκεί οι Ρώσοι, Ουκρανοί και λοιπά στην Ταβρίδα Έχουν ακόμα mm. βαβούρα, βαβούρα ναι. Για πάμε ο Φρίξεος όταν έφτασε εκεί θυσίασε το κριάρι στο Δία και το δέρμα το αίτη το κρέμασε στο άλσο του Άρη σε μια σπηλιά και έβαλε μάλιστα και ένα δράκοντα για φύλακα. Ο Ιάσονας πάλι ήταν ο γιος του Έσονος, ο οποίος Έσονας το θρόνο του τον πήρε ο αδερφός του ο Πελίας, τη Λοκρίδα της Θεσσαλίας, Πελίας έτσι, Με... σφετερίστηκε το θρόνο. Όταν λοιπόν ο Ιάσονα διεκδίκησε το θρόνο, επειδή του πελία του είχαν πει ένα χρησμό ότι αυτό που θα έρθει ο Μονοσάνδαλος θα σε σκοτώσει. Μπράβο. Τον είδε μονοσάνδαλο, του είχε φύγει το ένα σανδάλι του Ιάσονα, κατάλαβε. Συνήθω ότι... ναι, είναι. Ναι. Και του είπε τότε ότι θα του παραχωρήσει με τον θρόνο εάν του έφερνε το χρυσό μαλλοδέρα από την Κολχίδα. Του τολμήγε γιατί σου λέει αυτό κάτι ακατόρθο, το φυλάει ο Δράκο, θα τον φάει. Οπότε δεν πρόκειται να το φέρει. Ο Ιάσονα όμω δέκτηκε. Να πάει να φέρει το χρυσό μαλλοδέρας. Και αναθέσανε τότε να κάνει αυτό το πλοίο ο Άργος που θα φτιαχνόταν. Ναι. Ο Άργος ήταν γιος του Φρίξου πάλι. Ναι. Και από αυτό το, όνομα, το πλοίο ονομάστηκε Αργό. Ναι. Αλλά ο Πελίας είχε πει στον Άργο να κάνει ένα πλοίο το οποίο να είναι χάλια για να βουλιάξει. Ο Άργος όμως το έκανε αντίθετα. Το έκανε με τη βοήθεια της Θεάς Αθηνάς. Η οποία τον ναι. καθοδηγούσε πώς να το φτιάξει. Μάλιστα προτού το έβαλε και ένα κομμάτι, λέει, από την ιερά βελανιδιά του μαντίου τη Δοδόνη, που ήταν ναι. αφιερωμένο στο Δία. Μάλιστα. Πήρε ένα κομμάτι ξύλο ιερό, δρίς, ιερά δρίς, για εξού και ιδρύδε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το έβαλε στο πλοίο, όπου αυτό το Κομμάτι ξύλου του καθοδηγούσε, μιλούσε και μπορούσε να καθοδηγεί του αργοναύτε, λέει το αρχαίο κείμενο, το Ά, Άρα περίμενα τώρα, έτσι, γιατί εσύ ήρθε ναι. εδώ να μα τρελάνει, αυτά τα έχει ράψει μόνο σου από το μυαλό σου ή τα έχει βρει πουθενά. Όχι, είναι από το αρχαίο κείμενο, μέσα από τα αρφικά. Ωραία, περίμενα. Άρα το κείμενο λέει πριν 15.000 χρόνια από τα αρχαίο μιλούσε. Ότι το πλοίο μιλούσε και καθοδηγούσε τους Το κρυάρι πέταγε. Ναι. Και διάφορα τέτοια. Και πού θα πούμε και άλλα φοβερά. Μα γι' αυτό, αυτό να πάμε στο ψυχίατριο <laughs> από τώρα και εσύ φεύγεις και αργά. <laughs> Κυριακή η φαρμακεία δεν έχει, η χάπια δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Άρα έχουμε οι πτάμενα πρόβατα Κριάρι, που και πετάνε ναι. και πλοία που μιλάνε. Και, και, που... Που, μιλάνε. και που θα πουμε και αλλα φοβερα μα γι αυτο να παμε στο ψυχιατριο απο τωρα και εσυ και αργα κυριακη η φαρμακεια δεν εχει χαπια δεν μπορουμε να αγορασουμε αρα εχουμε υπτάμενα προβατα που πετάνε και τα πλοία. Πετάνε και τα πλοία. Βεβαίως. Παρακαλώ κυρία μου. Ναι. Λοιπόν πόσοι ήταν οι αργοναύτες. 50. 50. Αυτό έχει μεγάλη σημασία θα πούμε γιατί το αριθμό 50 Και όλοι δεν ήταν απλοι άνθρωποι ήταν οι μύθαοι ήρωες Και διάλεξαν στην αρχή για αρχηγό τους τον Ηρακλή. Ήταν και ο Ηρακλή μέσα σε όλα Όλοι οι γκέσταρ εκείνης εποχής ε, ήταν αυτό, εργοναύτες ε, βέβαια είναι ναι. Ναι. Αλλά ο Ιρακλής δεν δέχτηκε model αυτή ναι. Ήτανε, Δεν δέχτηκε ο Ιρακλής να είναι αρχηγός Και έτσι ανέλεβος κυβερνήτη αργού ο Ιάσονας μια νοτελεία εδώ ναι. για την ετυμολογία που λέει η φιλενάδα μου, καλησπέρα θεάτρια. Λέει φρίξο, φρικό ανατριχήλα, ελλανδικό ναι, ναι. που έρχεται από τη λέξη φρίκι ναι. και το, οποίο το βρήκε στο Google. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Η ετοιμολογία αυτή. Ναι, ναι, Συνεχίζουμε. Ένα-ένα. Πάμε. Προχωρά. Γιατί Ο... η νύχτα είναι μεγάλη. Ο μύθο λοιπόν διηγείται όλε τι περιπέτειες που πέρασαν οι εργοναύτε μέχρι να πάρουν το χρυσόμα Λοδέρα και να επιστρέψουν στην Ιολκό. Το ταξίδι ήταν πολύ δύσκολο. Πέρασαν από Σιρήνε, θα πούμε, από τη Χάριβη, σκέτη τη Χάριβη, χωρί τη Σκύλα. Χωρί τη Σκύλα. Παρόμοιο ταξίδι είχε κάνει και ο Οδυσσέας. Ναι. Από τι Συμπληγάδε Πέτρε. Ναι. Συνάντησαν εχθρικού λαού μέχρι να φτάσουν στην Κολχίδα. Και μετά που έφυγαν και από την Κολχίδα, πάλι συνάντησαν εχθρικού λαού, αφού διέσχισαν τον ποταμό Φάση. Εκεί είχαν άλλε περιπέτειε. Έπρεπε ο Ιάσονα. Ο ποταμό λεγόταν Εφάση. Ναι, ναι, να ένα, τα κρατάμε Ελένη μου, ναι. φάσισο ποτάμος, ναι. πάμε, συνέχισε. Εκεί, εκεί λοιπόν στην Κολχίδα ο Αίτης είπε ότι ναι ναι να το πάρτε το χρυσόμαλο δέρας αλλά πρέπει πρώτα να σπήρετε τα δόντια του δράκου αφού ζέψετε δύο βόδια ναι. μαζί που έβγαζαν φωτιές από τα ρουθούνια και να οργώσετε το έδαφο. Αυτά διαταξοίτησε γιατί ήθελε και αυτό να εξολοθρέψει τον Ιάσο να τον κακομείνει, Όλοι Αλλά φέρουν... έχουμε και δύο πόδια που βγάζουν φωτιέ. Από τα ρουθούνια. Mm, ναι, ναι. Προχώρα. Και ο Δράκο έβγαζε φωτιέ. Ε, προχώρα. Όμω η κόρη του ημίδια. Να, μίδια, μίδεα. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του ημίδια τον ερωτεύτηκε, και θα πούμε μετά γιατί τον ερωτεύτηκε. Το λέει πεντακάθαρα το κείμενο του Απολωνίου του Ροδίου. Και τον βοήθησε να κοιμήσει τον Δράκο. Και να πάρει το δέρας. Μετά δεν μπορούσε να μείνει. Αυτό τον βοήθησαν να πάρει το δέρας να μείνει εκεί. Δεν τον εισκότωνε ο πατέρας. Τον ακολούθησε στο ταξίδι της επιστροφής. Τον είχε ερωτευτεί κιόλας, Ναι. Αλλά έκανε μια αποτρόπια πράξη. Που τους κυνήγαγε μετά σε όλο το ταξίδι. Τι έκανε. Ποιος. Η Μίδια. Τι έκανε. Πήρε τον αδερφό της στον άψυρτο. και Τον κομμάτιασε. Λόγο. Γιατί. Γιατί θέλει να πετάξει τα κομμάτια του, να καθυστερούν οι κολχυδείς, να τα μαζεύουν ναι. και αυτοί να μπορέσουν να ξεφύγουν. Να ξεφύγουν θα δούμε τώρα τι συμβολίζει ο άψυρτος. Άψυνθος. Εδώ το λέει άψυρτος αλλά είναι και άψυνθος στην αποκάλυψη θα δούμε. Ναι άψυνθος είναι και το μέρος που έγινε η έκρηξη. Το τσέρνομπιλ. Το ναι. τσέρνομπιλ λέγεται άψυνθος. Ναι, για να το... τα. στο τέλο τη βραδιά να κάνουν μια σούμα, κατάλαβε. Ναι, βεβαίω, δε... τα παρακαλώ. έχω μελετήσει όλα, τα έχω ψάξει. Μα δεν είπα ότι σε αμελέτη Εμείς Εμεί <laughs> να μην μείνουμε, ναι, μην ναι Λοιπόν, τέλο μετά από πολλέ ταλαιπωρίε, επέστρεψαν στην Ιολκό. Όλη αυτή η μύθη τώρα, που είναι τόσο αγαπητή, που διαβάζονται εδώ και χιλιάδε χρόνια, είναι φυσικό λοιπόν ο απλό μέσο Έλληνο να οικειοποιηθεί την άποψη μια κλασική εκδοχή για το που πήγε το σκάφου, όλοι κοιτάνε δηλαδή τοπονύμια που πήγε το σκάφος, σε ποιες περιοχές εξελίχθηκαν τα γεγονότα κτλ. Ναι. Αλλά για τον ερευνητή δεν ισχύει το ίδιο. Ψάχνει την αλληγορία του μύθου για το τι παινίσεται πίσω από αυτά τα ονόματα και με τους άθλους που αναφέρει. Ναι. Βέβαια εκείνη την εποχή όντω, η τεχνολογία ήταν πολύ ψηλή και γινόντως ποντοπόρα ταξίδια μακρινά. Γι' αυτό η Εργέτα Μέρτς, Υποστηρίζει διαβάζοντα τα κείμενα του Απολονίου του Ροδίου ότι οι αργονάφτε έφτασαν στι άνδρε τη Νότια Αμερική. Οπ, oh, μισό ανοτελία. Mm. Λοιπόν, ποιο έχει πρόβλημα με τον ήχο, από εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Πεςτε μου, για να μην χάσετε κείμενα που συνεχίζει η, η κυρία Δάγιο, η Ελένη, η φίλη μα, να λέει στην αρχή είμαστε να συνενιστούμε, να μα το καίει, να απολαύσουμε τη βραδιά. Λοιπόν, μεσόδομο λέει: Δεν έχω ήχο. Δεν, έχει ήχο. δεν ακούγομαι εγώ καλά Όχι, ή εσύ. Μου. Α, δεν, δεν έχει. Αυτή. Ήχο. Ο, η θεάτρια λέει έχω. Το θέμα είναι να δείτε το μηχανηματάκι σα για να ξέρουμε. Ε, Μην μιλάμε και δεν έχει. μια χαρά λέει από εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν, η Εργέτα Μέρτ λέει ότι οι αργοναύτε έφτασαν. Μια άλλη πορεία, α πούμε. Ότι φτάσανε στι Άνδε τη Νότια Αμερική και στη λίμνη Τιτικάκα. Καθώς αναφέρεται ότι και ο Οδυσσέας το ταξίδι του έφτασε στη Νότια Αμερική. Θα πούμε, θα αναλύσουμε τη λέει αυτή. Σύμφωνα πάλι με τα αργοναυτικά του Ορφέα, κατά την επιστροφή τους οι αργοναύτες διέπλεψαν το ποταμό Φάση, που λες κι εσύ. Μπράβο, ο, κρατάμε τα ονόματα. Ναι, που είναι στον Κάφκασο. Ναι. Φτάνοντας έτσι στη Μεότιδα Λίμνη, λέει το αρχαιοκείμενο, που υπολογίζεται... Άλλοι ερευνητέ το λένε ότι μπορεί να είναι η αζωφική θάλασσα, δηλαδή yeah. το βόρειο τμήμα της Μαύρης θάλασσας. Mm. Αφού περιπλανήθηκαν 10 μέρες έφτασε αργό και περάσανε από σαβρομάτες, αριμασπούς κτλ. Σαβρομάτες, ε. Σαυρο... Σ, μάτια, μάτια με σαύρες. Ό, mm. Έφτασαν στα ρηπαία όρια αργό, που κατά μία εκδοχή βρίσκονται οι πηγές του Δούναβη. Ε, άλλοι λένε ότι αυτό εννοεί ότι φτάσανε στην κεντρική Ευρώπη. Οι αργονάφτες λέει το αρχαιοκείμενο διαμέσου ενός στενού ρήθρου που διέπλευσαν βγήκαν στο ωκεανό στο Κρόνιο Πόντο, έτσι αναφέρει. Και λένε ότι μπορεί να διέσχισαν το ρήνο, αυτά τα λένε ερευνητέ. και να περάσαν από την Ολλανδία και τη Δανία και τα λοιπά. Εκεί συνάντησαν πρώτα... Άρα του... μπήκανε από τη Μαύρη Θάλασσα, όπως ναι, ξέρουμε διε... το Δούναβι τώρα, και βγήκανε... Μέσα βγήκανε Μεσορίνου, βγήκαν στο... ναι, στην υπέρα... Ολλανδία, α το πούμε έτσι. Ναι, και Δανία και έφτασαν κοντά στο Βόρειο Πόλο μετά. Δηλαδή, γιατί mm. λέω ότι φτάσανε, είδαν και τους υπερβορίους. Μάλιστα. Και αφού είδαν τους υπερβορίους και τους μακρόβιους, μετά συνάντησαν και έναν λαό τους Κυμέριους. Οι Κυμέριοι λέει, ζούσαν σε ένα μέρος που δεν είχε ήλιο. Mm. Ε, ότι εφ... ε, ακόμα, ναι, υπολογίζουν ότι μπορεί να... Πήγανε και στι Κασιτερίδες νήσου, στις Ιερνίδες, στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία δηλαδή κτλ. Μετά από ταξίδι 15 ημερών κατευθύνθηκαν προ το Γιβραλτάρ και έφτασαν στην ίσο τη Κίρκη, που υπολογίζουν μερικοί ότι ήταν κοντά στο Μαρόκο. Η οποία Κίρκη ήταν αδερφή του Αίτη. Δηλαδή ο Αίτη ήταν εκείνο που ήταν στην Κολχίδα, ο βασιλιά, που πήγαν να πάρουν το χρυσό μαλοδέρα. Η Κύρκη ήταν αδελφή του. Και πήγαν εκεί για να του εξαγνήσει οι Κίρκοι, σκοτώσει τον άψιρο αλλά η Κύρκη τους έδιωξε, είστε λέει μυαροί, φύγετε, τους έδωσε απλώ φαγητό. Αυτό που λένε τα μυαρά γέννη. Και τους έδιωξε, ναι. Και τώρα πώς έχει βρεθεί το θέμα από την Κασπία mm. επάνω, μέσω των ποταμών, βγήκανε βόρεια θάλασσα και από εκεί κατεβαίνουνε mm. το βυσκαίκο, να το πω έτσι και η Γυμπραλτάρα όλο αυτό το κομμάτι mm. λειτουργεί για ποιο λόγο. Και ποιος περιγράφει το ταξίδι αυτό, ξαναπέστο, για να μην χαθούμε. Κοίτα να δεις αυτό, είναι από τα αργοναυτικά του Ορφέος, εντάξει. Ωραία, Συνέξει. Αλλά αυτά που λένε ότι διέσχισαν το Ρήνο, Ολλανδία, Δανία, τα λένε ερευνητές έτσι. Αυτός λέει ότι πήγαν στα ριπέα Όρη, πήγαν στη Μεώτιδα Λίμνη, αυτά τα αναφέρει. Ε, αυτοί τα λένε βάσει το Κρόνιο και τα λοιπά. Βέβαια το αρχαιό κείμενο αναφέρει ότι στη συνέχεια πήγαν στην Ταρτισσόχη και στι στήλε του Ρακλή στο Γιβραλτάρ. Αυτά τα αναφέρει το αρχαιό κείμενο έτσι. Ε, από εκεί βγάλανε και αυτή τη στιγμή. Κατόπιν παρέβλεψαν ναι, την Σαρδό, εννοούν τη Σαρδινία, τι Τιρινικέ Ακτέ, τη Σικελία όπου φημολογείται ότι ήταν η Χάριβδη. Και κατόπιν συνάντησαν τι Σιρήνε. Άκου τώρα για τι Σιρήνε τι λέει. Για το αρχαιό κείμενο. Τα οργοναυτικά το Ορφαίλ. Μπορούν να μπουν να το δουν. Πότε είναι γράμμενα Λε... αυτά. Αυτά 12. λένε ναι, ότι είναι πολύ παλιά κείμενα. Ε, άκου τώρα, λένε ότι οι Σιρήνε έπεσαν στη θάλασσα σαν δίσκοι. Δηλαδή όταν ε, πήγαν αυτές να μαγεύσουν τους αργονάφτες. Αλλά ο ορφέας το μυρίστηκε το γεγονός που λένε και άρχισε με τη... να παίζει μια φόρμικα και τις μάγεψε αυτός. Αν ναι. γιάψουν Σιρίνου στου αργονάφτε. Του αυτό. Ναι, και οι Σιρίνε πέσανε στη θάλασσα, αλλά σαν δίσκι. Γιατί, αλλά σαν δύσκοι. Λέει σαν δίσκι. τελείω. Ακριβώ, σαν δύσκοι. Το κρατάμε γι' αυτό. Ναι. Γιατί εδώ πολλά παράξενα. Σιρίνε, πρόσεξε την ονομασία Σιρίνε. Ναι. Σύριο, ναι. Εν τέλει έφτασαν στην σο Κέρκυρα. Εκεί παντρεύτηκαν ο Αιάσο με γιατί. Του είπε εκεί είναι η Νιφέα και στην Κέρκυρα, έτσι. Η Αρήτη Βασίλισσα ήταν. Ναι, ναι, είπε ότι. Του κυνηγάγανε οι Κολχίδε. Λέει στον άντρα τη να μην την παραδώσουμε τη μύδια, αν είναι παντρεμένη με τον Ιάσονα. Αν δεν είναι, θα την παραδώσουμε. Αλλά και παντρευτείκαν στα γρήγορα που λένε για να μην την παραδώσουν τη μύδια στου Κολχίδε που την κυνηγάγανε. Ναι. Κατόπιν, λέει το κείμενο, παρασύρθηκαν από του ανέμου προ τη Σύρτη. Δηλαδή στην Αφρική. Απέναντι, στην Τρίπολη, ναι. στη Λιβύη. Και από εκεί την άγνωστο πως ναι. Μετά λέει έφτασαν στην Κρήτη Στον Τάλο Εκεί ήταν ο γίγαντας ο Τάλος ναι. ε, Άλλη φορά θα πούμε τι είναι ο Τάλος Νομίζουν όλοι ότι είναι ένα ρομπότ Αλλά δεν είναι μόνο ένα ρομπότ Είναι πολλά άλλα Είναι ο γιο του Φουράκη <laughs> Ναι, τον οποίον εξουδετέρωσαν χύθηκε λέει από το σώμα του αυτό το είχε οι χόρλίμες το οποίο βγάλανε είχε ένα, κάτω στον αστράγαλο ένα σημείο που μπορούσαν να το τραβήξουν Μια και τάπα, είχε, ναι, που τάπα έτσι, ναι, και το πούμε έτσι και του ανοίξαν και φύγε Για χίλιου πτέρνα του. και μετά τι παρουσιάστηκε η Ανάφη δηλαδή πέταξε ένα βέλος λέει στη θάλασσα ορφέ ο Απόλλωνας και φάνηκε η Ανάφη αλλά δεν μπορούσαν να στον την ανάφη γιατί ήταν μια και εκεί δεν του έλεγαν. Και έφτασε στο ακροτήριο, λέει Μαλαία. Μετά φτάσανε οι αργο, με του αργοναύτε. Μα βλέπει τώρα ότι πριν το χιλιάδε χρόνια γραμμένο κείμενο και τα νόματα αυτά ισχύουν και σήμερα. Ναι, ανάφη. Ναι, Μαλαία, ανάφη, τα πάντα. Και ναι. Λοιπόν, εκεί έγινε ο διαχωρισμό. Ο Ορφαία, μόλι φτάσανε στο Μαλαία, πήγε στο τέναρο να του εξαγνήσει. Mm. Και μπήκε, λέει, στον Άδη και στι του Άδη. Οι αργοναύτε βρεθήκαν στην Ιολκό. Φτάσανε πια στην Ιολκό. Αυτό έμεινε ο Όλα αυτά τα διηγεί του Ορφαία. Όλο το κείμενο. Μάλιστα. Και λέει: Εγώ λέει, πήγα εκεί να κάνω καθαρτηρίου στελετά. Και οι αργοναύτε πήγανε στην Ιολκό και δώσαν το χρυσό μαλοδέρα. Αυτή είναι μια εκδοχή με βάση τα αργοναυτικά του Ορφαία, που γράφτηκαν τον 6ο αιώνα προ Χριστού, υποτίθεται. Αλλά έχουν γραφτεί πολύ παλιότερα. Ο Απollonio αιώνα. Αυτό μεν γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Πολώνιο, αλλά επειδή έζησε πολλά χρόνια στη Ρόδο, ονομάστηκε Ρόδιο. Ναι. Ε, τον διάβασε λοιπόν η Μέρτ και έκανε μια τελείω άλλη εκδοχή της τη πορεία. Στην διαδρομή του ταξιδίου. Ναι. Άρα, ανακούσουμε και τη διαδρομή τη ναι. Μέρτς τώρα. Αυτή φανερώνει ότι οι αργοναύτε πήραν το, κατά την επιστροφή του. όταν ξεκίνησαν, πήραν το κόλπιο ρεύμα του Μεξικού. Το Γκόλφστριμ, το θερμό ρεύμα αυτό, ναι, ναι, ναι. κατευθύνθηκαν νότια από την Καραϊβική προς τη Βενεζουέλα, έπλευσαν στις ακτές της Ουρουάης και της Αργεντινής, πέρασαν τον Αμαζόνιο και έφτασαν στο Ρίο Ντελα Πλάτα, και από εκεί στη Λίμνη Τιτικάκα που ζούσαν οι Κολχικούρι. Κολχικούρι. Υπήρχαν αυτοί οι Κολχικούρι μέχρι που πήγαν οι Ισπανοί και τους φάξανε. Ναι, και αυτοί βγήκαν μπροστά γιατί περιμένανε του δικού του ναι. της τα τη ιστορία και νόμιζαν ότι είναι αυτοί. Ακριβώ επειδή του είχαν πει ότι θα ξανάρθουν οι λευκοί, οι θεοί κτλ. Είδαν του Ισπανού, του περάσαν και καλού ναι. και οι Ισπανοί του φάξαν. Άρα, αυτή είναι η εκδοχή, δεύτε, είναι της η δεύτερη είναι τη Μέρση. Η οποία υποστηρίζει ότι η Κολχίδα ήταν στην Αμερική. Και έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Ήνοπ ναι. Πόντο. Σωστό, το έχω το οποίο έλεγε ότι οι αργονάφτες εξήλθαν του στενού του Γιβραλτάρ, ακολούθησαν το θερμό ρεύμα λοιπόν, του Gulf Stream εισήλθαν στον Αμαζόνιο που τον ταυτίζει με τον ποταμό Θερμόδοντα, του αρχαίο κειμένο. Ναι. Και έφτασαν μέχρι τι Άνδης, ε, στηρίζεται την αποψή Το αποψίλεις. οποίο ο Άνδης γράφεται με έψινο γιώτα. Ναι, με έψινο Ας... ναι. Από κάτω είναι η χιλή το περού που θα πει περαιόμε και λοιπά. Αυτό και... είναι άλλη συζήτηση, ναι. Και στη Χιλή έχουν γραφτεί τόσα βιβλία από του ίδιου κυβερνητικά που λένε ότι κατάγονται από του Σπαρτιάτε. Η Αραούκη, ναι, Ιαραουκάνη, Ιαραουκάνη, διλάπα, χιλί, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Τα έχουμε αυτά. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή άλλη για αυτό το κομμάτι. Για είμα... να το κάνει όλη την περιφορά ναι, τη εικόνα, ναι. Ελενίτσα μου. Σωστά. Παρακαλώ. Τώρα, γιατί στηρίζει την άποψη αυτή η Εργέτα Μέρτσα, δεν επαλαβεί. Διότι βρήκε ότι στην Αμερικανική Ήπειρο έχουν Καθώ επίση βρεθήκαν πολλά ελληνικά σύμβολα, όπω είναι Μέανδρι, Γοργόνια, Κέρβε, Μέδουσες, ναι. Πιθάρια με διπλού πέλεκι στον Πίμινινγκ, Ελληνική Σταυρή, Το Ιουκατάν και όλα αυτά τα μαντία τα έχουν ελληνικού σταυρού. Αυτό τον ναι. ισοσκελή ελληνικού σταυρού. Όχι, και σταυρό. τα νόματα εκεί κάτω, άμα κάνουν μια κομπή είναι ελληνικά, Παταγωνία, Ναι, υπάρχουν και, και εκεί. Άνδρος, Νησιά και τα. Λοιπόν, και ο Ερρήκου Ματίβιτ πάλι από την άλλη πλευρά του λέει ότι. Εκεί ήταν ο Άδης στην Αμερική, έγραψε ολόκληρο ταξι... έγραψε ένα βιβλίο που λέει «Ταξίδι στη Μυθολογική Κόλαση» και υποστηρίζει ότι ο Άδης των Ελλήνων βρισκόταν στις Άνθις του Περού στο Τζαβίντε Χουάνταρ. Άρα... Και ότι οι Έλληνες, ναι, οι Έλληνες είχαν πάει στην Αμερική χιλιάδες χρόνια πρώτου Κολόμβου. Άρα Γιατί... ήδη έχουμε δύο, εντάξει, δύο... Ρε... δύο απόψεις. Ναι. Δύο απόψεις. Έτσι, Η μία είναι ξένη ερευνήτρια που παίζει ρόλο και η άλλη. Τη Εργέτα Μέρτζ. Δεν είναι ότι είμαστε εμεί οι τρελοί φανατικοί και Όχι. λέμε αουου και έχουμε ε, ε, ε, βόλτε των Ελλήνων σε όλο τον πλανήτη. Μπράβο. Θα πω μετά παραγκα... και τη δική μου εκδοχή. Στο τέλος. Υπάρχει λοιπόν και η φιλή των Κολχικούρο που είπαμε στην Αμερική, γεγονό που κάνει την Εργέτα Μέρτζ να πιστεύει ότι η λέξη προέρχεται από τη λέξη Κολχίδα. Και δεν έχει άδικο. Κολχίδα, Κολχικούρη. Ε, ναι. Ε, ναι. Γενικά έχουν βρεθεί δύο κολχίδες επίσημα. Η πρώτη στον Εύξενο Πόντο, ναι, αυτή που είναι, η γνωστή. είναι γνωστή, και η δεύτερη στον Ινδικό Ωκεανό. Υπάρχει και στον Ινδικό Ωκεανό κολχίδα, Μάλιστα. στο Μαλαμπάρ. Και το λέει ο Πτολεμέος Συφαιστίωνας. Για τον Οδυσσέα πάλι και το ταξίδι του η Εργέτα στα βιβλία της υποστηρίζει ότι και αυτό ταξίδεψε στην Αμερική μέσω των ρευμάτων του κόλπου. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν εκδοχέ. Πώς την είπε στην περιοχή, ρωτάει εδώ μια φίλη Τζαβις Δεχουάνταρ Τζαβιν Δεχουάνταρ Τα λέει αυτό ο Ερίκο Τζαβιν Δεχουάνταρ Το λέει ο Ερίκο Ματίεβιτς Στο βιβλίο του Ταξίδη στην Μυθολογική Κόλαση Είχε έρθει εδώ, είχε κάνει και πολλά σεμινάρια είχα πάει, τον είχα ακούσει γιατί πάνω κρατάνε Αντιλαμβάνομαι σημειώσει από τι λέξει που λε, γι' αυτό ρωτάνε και όλα. Ναι, παρακάτω και αφήνουμε κενά. Εξάλλου οι αρχαίοι Έλληνε πιστεύαν ότι στη Δύση ήταν η στίγα και τα μήλα των Εσπερίδων. Έτσι λέγανε. Υπάρχει και μια άποψη που έχω ακούσει εγώ. Mm. <laughs> Μεσόδομαι με αγόρι μου. <laughs> λοιπόν, mm. που λέει ο Οδυσσέα που λέμε ναι. είναι αυτό που ήρθε mm. από την Δύση. Mm. Το είναι άρθρο. Ο Δυσσέα mm. από τη Μάλιστα. Δύση. Λοιπόν, το βάζουμε να είναι καταγεγραμμένο. Λοιπόν, το ταξίδι του Οδυσσέα είναι κάτι παρόμοια με την αργοναυτική εκστρατεία. Γιατί και αυτό πέλασε από τη Σκύλα και τη Χάρι, από τι Ειρήνε, από τι Συμπλιγάδε Πέτρε. Βλέπουμε και αυτό κάτι παρόμοιο. Εγώ τώρα να σου πω την άποψή μου. Εγώ πάλι Για πιστεύω πες. ότι οι αρχαίοι Έλληνε είχαν επισκεφτεί με τα πλοία του όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλη την Ευρώπη. Μέχρι την Ιρλανδία, τις κασιτερίδες νήσους, μέχρι ναι. το Βόρειο Πόλο, όλη την Ασία, ναι. την Αφρική ναι. και την Αμερική. Ναι. Τα αρχαιολογικά ευρήματα ανά τον κόσμο τη μαρτυρούν την Παρισία του. δεν το λέμε. Ως και στη μακρινή Κίνα είχαν πάει και το λένε οι ίδιοι οι Κινέζοι. Τώρα που βρέθηκε ο πύλνος στρατός, αυτά τα χιλιά... μόνοι, τους, μόνοι πρόσφατα. Τους, ήρθαν Έλληνε, λέει και μας δίδαξαν πώς να τα φτιάξουμε. Επομένως, κατά την ελληνιστική περίοδο. Έδωσαν... Εξάλλου έχουμε και τα ταξίδια που έχει γράψει ο Νόνος ότι τα Διονυσιακά, ότι φτάσανε οι Έλληνε μέχρι τι Ινδίε. Δεν είχαν πει. Ο Διόνυσος έφτασε στι Ινδίε. ο Βασιλιά, ο Πόρο. Δεν ήταν ελληνικό όνομα, δεν βγαίνει. Υπάρχουν Προδινδρο. και οι Αινού κτλ. Α όμω αμείνουμε εμεί στο ταξίδι τη Αργού και τα, ναι, τα Ορβικά ναι. σήμερα. Λοιπόν, οι Έλληνε είχαν πάει παντού. Έδωσαν πολιτισμό που πέρασαν και ίδρυσαν απικίε. Τώρα, εμείς δεν θα σταθούμε στις διαδρομές που αναφέραμε πριν, Αλλά. που αναφέρουν διάφορες συγγραφείς για την αργό, στη γήινη σφαίρα. Εμείς θα πετάξουμε, γιατί είναι υπτάμενο το, το όχημα. Ωραία, πριν πάμε στις πτήσεις, αφού ναι. έκανε στη διαδρομή τη γήινη, να πάμε ένα διάλειμμα. Βεβαίως. Και επανερχόμεθα εδώ, αγαπητοί φίλοι, Ελένη Δάγιου Ζωγραφίδου είναι εδώ κοντά μας απόψε, ενδιαφέρουσα θα είναι η βραδιά. Και να στείλω χαιρετίσματα σε όποιον ηλίθιο κυκλοφορεί ελεύθερο, χωρίς περιλέμιο διότι πρέπει να τους πάρετε μπαταρίες λιθίου έρχονται εορτέ. Λοιπόν από τη φίλη άγνωση επισκέπτε 13 Οκτωβρίου σήμερα του 2019 Κυριακή πάντα εδώ στον 514.com με την κυρία Ελήνη Δάγιου Ζωγραφίδου ε, πενθυμίζω ότι τετάρτη μετά τα άστρα με τη γεωρία του κουμπούνη θα έχουμε μία συγκεκριμένη εκπομπή περί αμαία, και όχι μόνο κάθε τετάρτη στις 10 με το φίλο μου τον Κώστατο Βαζούρα ο οποίο θα βγαίνει από την Λάρισα παράλληλα μέσα την εβδομάδα Θα έχουμε σχολιασμού Για τις τρέχουσες καταστάσεις Από το φαίλο των Γρανιδιώτη Και αναμένω Το OK του Σπύρου του Χατζάρα Να έχει μια εκπομπή Μια εβδομάδα εδώ στον αλπένιο 14.com Παρότι οι λύθοι συνεχίζουν Να ασχολούνται μαζί μας Και πέφτουμε και κάτι τα γέλια Γιατί η λύθι είναι Ελένίτσα μου ΑΙΤΙΤΙΤΙ. Λοιπόν, για λέγε. Λοιπόν, εμείς θα πετάξουμε, είπαμε τώρα, με για την αργό. Για πάμε στα πλητικά. Πλητικά. στηριχτούμε στο γεγονός ότι όλοι οι μύθοι πλάστηκαν για να διαφυλάξουν τη γνώση. Δια των αιώνων μέχρι την εποχή μας. Τώρα λοιπόν που έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, έχουμε μια αλματόδη εξέλιξη, μας δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε και να αποκρυπτογραφίσουμε πολλά από τα σημεία των μύθων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νικόλο Μαριωρή, το μεγάλο αυτό μύστη, mm. οι μύθοι μπορούν να εξηγηθούν με 7 κλίδε ερμηνεία, δηλαδή 7 κλειδιά ερμηνεία. Ανάλογα σε ποιο επίπεδο εξελίξεως βρίσκεται το κάθε πνευματικό, mm. που να τους εξ... εξηγήσει δηλαδή. mm. Στο πρώτο επίπεδο, οι μύθοι διηγούνται την ιστορία βασιλέων ή ιρών που υπήρξαν, τα κατορθώματά του, τα μέρη που έδρασαν κτλ. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Ναι. Σε ένα όμω ανώτερο επίπεδο μας φανερώνουν η μύθοι να του εξετάσουμε πώς δημιουργεί και ο κόσμος, ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, τους πολέμους που συνέβησαν μεταξύ των παρατάξεων του φωτός και του σκότους θα τα εξηγήσουμε όλα παρακάτω ναι. για τις διτανομαχίες, τις γιγαντομαχίες καθώς επίσης στις μάχες των ηλιακών ηρώων με τους δράκου δρακωτιανούς δηλαδή, τους κρόνιους δαίμονες Η πόλη αυτή ήταν κοσμική και αφορούσαν όχι μόνο τη Γη αλλά και το διάστημα. Υπήρχε πολύ υψηλή τεχνολογία, βρίσκομαι και τώρα αρχαιολογικά ευρήματα που το μαρτυράν αυτό και κείμενα. Γινόντουσαν πυρηνικοί πόλεμοι, εξαφανίζονταν ολόκληροι η πύρη όπω μαρτυρούν τα ειδικά κείμενα, μαχαραμπάντα, μαραμαγιά. Μα... Μπράβο, αυτά. Μιλάνε για υπτάμενα οχήματα, τα περιγράφουν τα βυμάνα, πώ λειτουργούσαν με υγροϊδρογόνο, με κρυστάλου κτλ. Επιπλέον εκμεταλλευόντουσαν τα οχήματα αυτά για να κινούνται τα γεωμαγνητικά πεδία της γης. Σε ορισμένα σημεία είπαμε, έχουμε ξαναπεί ότι η γη παράγει μαγνητικά πεδία ισχυρά. Και αυτά τα χρησιμοποιούσαν, τα γνωρίζανε οι αρχαίοι και με αυτά κινόντουσαν και τα υπτάμενα πλοία. Άρα δεν είναι μόνο καθαρά ελληνικές απόψεις αυτές, είναι και άλλων λαών οι αναφορές, οι ναι, απτήσεις και τα ειδικά ναι, γιατί λένε ναι. τους πέφταν τα νύχια, άσπισαν τα μαλλιά Μπράβο, τους πουτάγανε στο μιλάγανε καθαρά από ραδιενέργεια λοιπά, ναι, ναι, αυτό, ότι είχαν μολυνθεί όλα τα νερά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι. ο σκοπός όλων αυτών των πολέμων που συνεχίζονται ώρατα μέχρι τις μέρες μας βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι πόλεμοι ήταν τι θεωρούσαν οι αρχαίοι ότι οι ανθρώπινες ψυχές είναι σκλαβωμένες εδώ στη γη στα σώματα μέσα Μάλιστα. και προσπαθούσαν με τα μυστήρια όλα αυτά που διγόντουσαν και λαμβάνουν μέρος οι άνθρωποι οι μήμε, να έρθουν σε ένα ανώτερο κόσμο να ξεφύγουν δηλαδή από αυτό πιστεύανε στη μετενσάρκωση κατάλληλα και θέλανε να καλλιεργήσουν τη φιλοσοφία, το γνώθι αυτόν γιατί έτσι πιστεύανε ότι ε, θα ξεφύγουν από τη φυλακή του σώματος ένα... Στο γήινο θα Μπράβο, το λέγαμε παρακάτω. Θα ε. ξεφεύγουν Μάλιστα. από το γήινο και θα έρθουν σε κάποιο ανώτερο. Μάλιστα. Ναι, το λέει και ο Πλάτων ότι ε, η ψυχή, το σώμα είναι σαν το κούκο, λέει, που βάζει, που κάνει τη φωλιά του σε ξένα, η ψυχή, δηλαδή, είναι σκλαβωμένη. Θεωρούν σαν, ε, το σώμα σαν φυλακή της ψυχής, γενικά, το σπήλαιο του Πλάτωνα, που μας λέει και πώς, ε, στο μύθο του σπήλαιο ναι, ναι, του ναι, ναι. Πλάτωνα. Όλα τα μυστήρια λοιπόν αποσκοπούσαν ότι μέσω τη γνώση θα ερχόταν η λύτρωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των μυστήριων, ναι. εξηγούσαν στου μειούμενου την αλληγορία των διάφορων μύθων. Εκεί του την εξηγούσαν. Υπήρχαν οι μύθοι για όλου. Αλλά όταν γινόντουσαν τα μυστήρια, αυτοί που λαμβάναν μέρο, του εξηγούσαν οι ερεί. Ποιο είναι το μυστικό. Μπράβο, τι συμβολίζει ο κάθε μύθο. Και πώ ξέψαν οι ψυχέ από τα ουράνια δόματα που πριν κατοικούσαν. Υπάρχουν τα χρυσά γέννη, το χρυσό γένος, το εθέριο κτλ. τα λοιπά, μετά το αργυρό, το χρυσό χα... ναι. λοιπόν, γένος. Εξηγούσα... Και τώρα λένε ότι μας το σιδηρούν. Στο σιδηρούν σε, το χειρότερο. Στο, το χειρότερο, αυτό, ναι. ναι. Στην πλήρη κατάπτωση. Μπράβο. Γι' αυτό λέω τα... ο Ισίωδος, ναι. δεν, δεν θα ήθελα να ζήσω ποτέ σε αυτό το σιδηρούν γένος. Στην εποχή που ζούμε εμείς. Μπράβο. Ναι, αλλά που λένε οι άλλοι ότι έρχεται η ανάπτυξη, άρα καλά ζούμε στο σιδηρούν. <laughs> Εκεί τα έχουμε περίοδο. πιάσει τόσο πάτο που μετά από αυτό δεν εννοώ την ανάπτυξη γενικά πιστεύω ότι θα γίνει Ρωτάνε εδώ οι αρχαίοι ξέρανε για ποιο λόγο ή υποθέτανε ας πούμε λόγο τώρα οι ψυχές βάσει τη φιλοσοφίας που είχαν Ήταν παγιδευμένες στα σώματα ναι, ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Α, θα το πείσουμε. Ναι. Ωραία, ωραία, πάμε Σε αυτόν τον αγώνα, λοιπόν, οι άνθρωποι βοηθούνται από ανώτερε δυνάμει για να ξεφύγουν από τη σπηλιά του Πλάτωνα ή αλλιώ από τη φυλακή τη γη, είπαμε. Οι μύθοι, λοιπόν, και οι δοξασίες όλου του κόσμου βρήκαν ότι έχουν σχέση με την περιστροφή τη ουράνιας σφαίρα γύρω από τον ουράνιο πόλο, mm. που ονομάζεται και πόρο και συμβολίζει αυτόν τον άξονα που ενώνει τον ουρανό με τη γη. Δηλαδή, εκεί γίνονται όλοι οι βασικά. Και ο Μαρσέλ Μωρό, στο βιβλίο του Ο Πολιτισμοί και τα Άστρα, αναφέρει ότι οι κοσμικέ δημιουργικέ δυνάμει συγκεντρώνονται σε ένα σημείο του πόλου που αποκαλείται μερού, μηρός μερού. Το οποίο είναι κατοικία εκπολιτιστών τη γη. Ναι. Θα τα εξηγήσουμε όλα. Ναι. Δηλαδή, ο κήπο τη Εδέμου, ο κήπο των Εσπερίδων, ο δράκο που φρουρούσε τα μήλα, ναι. η υπερβορία, το ποροφάραγκο που σταυρώθηκε ο προμηθέα που αναφέρεται στον Ασχύλο, ο. Που αναφέρει ο Ισχύλο, ο μυρό του Δία, ο μυρό τη Θεά Αθηνά. Είπαμε ο διόνυσο μεγάλο στο μυρό του Δία. Γι' αυτό ε. λέγεται διόνυσο. Ναι. Νι, νι είναι το γόνατο. Δεν mm, είναι ότι είναι αγγλικό, δεν είναι, είναι αρχιωκλινικό. Και ο μυρό Θεά Αθηνά που πέταξε, δεν είπαν ότι ο ύφεστο πήγαινε να βιάσει στη Θεά Αθηνά και αυτή πήρε το σπέρμα από το μυρό τη που έπεσε ναι. και το πέταξε πάλι ο μυρό. Είδες, ναι. στη γη και βγήκε ο εριχθόνιο. Λοιπόν, ο... Άρα, τώρα θα μα περιγράψω τι λένε τα κείμενα oh. και μετά θα πάμε σε κουβέντα. Ναι, με... Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πάνω, στον πόλο του ουρανού. Ο φαλό του Όσυρι Διονύσου, όλε αυτέ οι περιοχέ λοιπόν και η ιστορία του, καθώ και η εργοναυτική εκστρατεία και το ταξίδι του Οδυσσέα, αφορούν όλα την περιοχή των πόλων του ουρανού. Θα πούμε γιατί. Όλοι οι μηημένοι λοιπόν Έλληνε γνώριζαν ότι ο μυρό του Δία αντιστοιχούσε με τα ηλίστια πεδία τη κατοικία του στο Σύριο. Ο πολικός του σύμπαντός μας αποτελείται από μια πύλη που ενώνει δύο διαφορετικά σύμπαντα, δύο αντίθετες δυνάμεις λοιπόν, δύο, από όπου γίνονται διαστρικά ταξίδια. Ο Ποιητή Αλκμάν, ο οποίος έζησε το 700 π.Χ. στη Σπάρτη, ήδη το γνώριζε αυτό, υποστήριζε ότι το σύμπαν μας μπορεί να γεννήθηκε μέσω μιας κουλικό τρυπάς. Το λένε και τώρα οι αστροφυσίκοι. Και αυτό το βρήκανε στον Πάπηρο Ξήριγχού. Αυτή, αυτή, που λέξη, Altman. αυτή η λέξη αναφέρεται στο 700 προ. Προ Χριστού. Η, σκουλικό, ότι... η λέξη σκουλικότρυπα. Ναι, ο σκουλικό ναι, ότι... μάλιστα. Μάλιστα. μάλιστα. Το ίδιο λέει και η αστροφική σική σήμερα. Δηλαδή ναι, ο Στέβερ Κόρκινγκ είχε πει μαύρε τρύπε και σύμπαντα βρέφη. Ότι από τι μαύρε τρύπε προέρχονται σύμπαντα βρέφη. Βρέφη. Γεννιούνται σύμπαντα δηλαδή. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν από μία μέλα να ή λευκή η λευκη μεσω αυτή που αφήνει ένα άστρο που κατέρευσε. Ε, Αυτέ οι μέλλε λευκέ, λοιπόν, είναι ένα άστρο που καταραίει και γίνεται η μαύρη τρύπα ή η λευκή, η οποία εντάξει, yeah. αφήνει μια σημειακή ανο, ανομαλία, έτσι λέγεται, που αυτό εκρήγνεται. Με, μετά από αυτή την έκρηξη μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο σύμπαν. Αυτά τα λέει αστροφυσική σήμερα. Τώρα, ο πόλο Ήμερου, είπαμε ο πόλο ονομάζεται Καιμερού, είναι το σημείο επικοινωνία των δύο κόσμων, του εμπειριού και του αισθητού. Μεγάλη σημασία έχει. Ποιο θα ελέγξει αυτή την πύλη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτή η πύλη δηλαδή που ενώνει του κόσμου. Η μυθολογία μα λέει ότι ο Περσέα, ο Ηρακλής, ο Απόλωνα, ο Ιάσονας και όλοι οι ηλιακοί ήρωες κατέστρεψαν το Δράκο που συμβολίζει τι σκοτεινές δυνάμει. Τώρα, πού βρισκόταν αυτό ο Δράκο. Ο Δράκο αυτό συμβόλιζε τον ουράνιο Δράκο του Πόλου στο βόρειο ημισφαίριο του ουρανού όταν ήταν ο Α του Δράκον, το Α Πολικό αστέρι πριν 5.000 χρόνια. Άρα οι άνθρωποι με το σημερινό μυαλό ξέρανε τα πάντα και εμείς νομίζουμε ότι είναι παραμυθάκια της χαλημάς αυτά. Ναι, ήταν κωδικοποιημένα όλα και ναι, να ναι, ναι. Γιατί. Οι αργονάυτες λοιπόν ήταν η ομάδα που ήρθε από το Υπερπέραν, λεγόντως ήταν και μηνύες. Κατέβηκαν με τα ηλιακά σκάφη τους μέσα από του διάβλους που σχημάτισαν τα δυναμικά πεδία του Σύριου Βίτα που και σχημάτιζαν έτσι τον άξονα ή δέντρο της ζωής που ένωνε τον ουρανό με τη γη. Ε, ο Σύριος ταξιδεύει με τον αστερισμό της αργούς. Στέλνει το γονιμοποιό του σπέρμα στη γη με το λαβύρινθο που αρχίζει από το άστρο του κοινός. Ε, αυτά τα λέει ο Θεόδωρος Αξιώτης, έτσι, στα βιβλία του. Λέει ότι ο Σύριο Β' που εξεράγει δυσχημάτισε με τα δυναμικά παιδεία που σχηματίστηκαν μετά την έκρηση, ένα σαν μανιτάρι με μίσχο. Έχουν γραφτεί και πολλά βιβλία. το Ιερό Μανιτάρι και ο Σταυρός κτλ. Ε, λοιπόν, ε, αυτό φτάνει μέχρι τη γη. Δηλαδή, το κεφάλι του Μανιταριού είναι στο Σύριο επάνω και ο μίσχος του φτάνει μέχρι τη στίγα του Ατλαντικού. Εκεί που τοποθετούσανε δηλαδή τη στίγα. Η τροχιά του Σύριου Β γύρω από το Σύριο Α κρατάει 50 χρόνια και έχει σχέση με τους 50 αργονάυτες. Άμα δούμε, όλα είναι 50. 50 αργονάυτες, 50 ανοκάκι, 50 δαναίδε, και όλοι αυτοί ταξίδεψαν με κυβωτό. Με κάτι στα... επτάμενο πλοίο, τελικά. Όπου ARG, η ρίζα Αργ, στα σανσκριτικά μας λέει ο Ρόμπερτ Τέμπλα από όπου προέρχεται και η, η Αργό, αργό σημαίνει κυβωτός. Ναι. Ο Ρόμπερ Τέμπλου δεν είναι τυσίως, ήταν καθηγητής πανεπιστήμιου, είναι καθηγητής ανσκριτικών ναι, ναι. και ξέρει πολύ καλά τι λέει. Λοιπόν, έσπηραν το σπόρο του Ιφέστου και ο ύφεστο ε, συνδυάζεται με το Σύριο Β, θα δούμε, που θεωρείται Νάνος Χολός. Ο Σύριος Β θεωρείται Νάνος, λυθκός Νάνος. Ναι. Και τώρα ο Ιφέστος είναι όλα συμβολικά. Ναι. Είναι Νάνος κι αυτός λέει. Νάνος Χολός μας λέει μυθολογία γιατί τον πέταξε η Ήρα και ο από τον Όλυμπο. Τον πέταξαν κάτω. Και χτύπησε το πόη του. Μπράβο. Όλα αυτά είναι συμβολικά, θέλω να ξέρετε. Λοιπόν, αντιστοιχεί στο Σύριο Β' που εξεράγει. Για το, το λένε ότι τον έριξε η μάνα του στη γη, η Και από τότε έμεινε κουτσό. Από το σπέρμα του, του ηφέστου και τη Άθηνα προήλθε ο Εριχθόνιο. Μισό γήνο, μισό ουράνιος. Και μετά ο Ερεχθεύ, ο βασιλεύ των Ελλήνων. Κοίτα τώρα πώ συνδυάζονται. Ο Ερεχθεύ. Ο Ερεχθεύ. Ναι. Έχουμε και το ερεχθείος Μπράβο, ναι. ναι, είναι ο ερεχθόνος και μετά ο ερεχθέφ θα έγινε. Οι θεϊκοί πολιτιστές έδωσαν την υπόσχεση ότι θα ξανάρθουν Αυτό πιστεύουν και οι ντόγκον Οι γνωστοί ντόγκον, οι φιλοί Αυτό δεν είναι ένα περίεργο τώρα εκεί Αυτοί δεν έχουν επαφή με τον πολιτισμό Ή δεν ναι. είχαν, δεν ξέρω με πρόσωπα Κάνανε τοπικού φυλαρχικού τύπου χορούς και λοιπά Και ξέρανε τώρα αυτά οι Dogon βέβαια τους μελέτησαν, πήγαν εκεί οι ανθρωπολόγοι. από το 1920 ο Μισελ Γκριόλ έκανε ολόκληρη εκπομπή με τον παντίδη πριν μια εβδομάδα ε, για αυτό το θέμα. Οι ανθρωπολόγοι λοιπόν Γκριόλ και την Τερλέν έμειναν μαζί τους πάνω από 20 χρόνια. Από το 1920 μέχρι το 1940, παραπάνω έμειναν, μέχρι το 1950. 30 χρόνια. Ναι, ναι, ναι και τους μελετούσαν. Αυτοί λοιπόν τι πιστεύουν, Ντόγκον, ότι το σημαντικότερο άστρο στον ουρανό είναι ο Σύριος Β, ο οποίος δεν φαίνεται όμως. Το 1970 Εδώ τον φωτογραφήσε. Ναι. Αυτοί το ξέρουν, δηλαδή το ξένανε πολλά χρόνια, αλλά αυτοί Οι πήγαν και τους μελέτησαν το 1920. Ε? Εδώ φωτογραφήθηκε επίσημα το 1970 από τον Ιρβινγκ Λίντεμπλαντ. Linde ο οποίο ήταν ε, στο, στην ΉΠΑ, στο, αστερο, στο ναυτικό αστεροσκοπείο. Αυτός το φωτογράφησε στο 1970, με επιτυχία. Αυτός λοιπόν είναι αόρατος, ο Σύριος Β, έχει εκραγεί, είναι αόρατος και γυρνάει γύρω από το Σύριο Α με μια τροχιά 50 ετών. Πώς είναι το αν το γνώριζαν, όπως λες και εσύ, Dogon, χωρίς αστρονομικά οργάνωση, θέλω να πω ότι ντόγκον, οι οποίοι ζουν στο Μάλι, είναι μια πρωτόγονη φιλή, ζει σε ναι. χωμάτινα σπίτια ή λιθόκτιστα. Και γενικά οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα. Ούτε τηλεσκόπια, ούτε τίποτα. τα ξέρανε αυτά. Ναι, και δεν ξέρναμε αυτά. Λέγανε ότι ήρθανε αμφίβια πλάσματα από το Σύριο ή νόμο. Και... Γιατί λένε από το Σύριο. Μπορούσαν να ότι ήρθαν από τον ουρανό. Ναι. Διευκρινίζουν από το Σύριο. Και τους αποκαλούν νόμο. Και ίδρυσαν το δικό τους πολιτισμό. Και η έδρα του νόμου λέει είναι το νερό και ο θεός του σύμπαντο για τους ντόγκον ποιος ήταν ο άμα άμα άμον ναι. mm. άμον ρα ε, λοιπόν ο θεός ήλιος λοιπόν για τους Αιγύπτιους είναι που ταυτίζουν τα δοδεία είναι ο άμον και αυτοί είχαν για θεό τον άμα οι ντόγκων για την κυβωτό α, εδώ μεταξύ λένε ότι αυτοί νόμου δεν ήρθαν στη γη έτσι ήρθαν με μια κυβωτό και αυτοί Μάλιστα με μια αργό να πούμε. Ήρθαν με μια κυβωτό και την περιγράφουν σαν μια φλόγα που έσβησε μόλις ακούμπησε τη γη. Δηλαδή, τι σου θυμίζει αυτό το πράγμα. Ότι αυτή η κιβωτός μόλις ακούμπησε τη γη έσβησε. Ήτανε σαν φλόγα που έσβησε μόλις ακούμπησε τη γη ναι. η κιβωτός. Και ήταν μέσα η νόμο. Και οι ντόγκον λένε ότι η νόμο θα που έφυγαν στον ουρανό και πιστεύουν ότι Εποχή αυτά λέτε εσύ, και όλοι πιστεύουν ότι θα έρθουν εξωγήινα μα όσου είναι να μας ένα, <laughs> και έχουμε αντίστοιχα τα πούμε <laughs> στον Ερντογάν αυτά. Θα γίνει μια ανάσταση, λέει το νόμο. Τα ουράνια σύμβολο τη ανάσταση είναι το άστρο τη δεκάτη Ελλάδο. Τα λένε αυτοί. Και το έχουν ονομάσει Ιε. Ιε, Πέλου, Τόλο. Εγώ το έψαξα και βρήκα το Ιε, είναι, Δελφικ, είναι πεάνας προ το δελφικό Απόλωνα. Ιε, Ιου. Τον λέγαν τον Απόλωνα, στον πεάνα τον mm. αποκαλούσανε. Λοιπόν, τα αποκαλούν το άστρο τη Δεκάτη Ελλήνη ή Επέλου Τόλο. Ε, το τόλο είναι αστέρι. Πέλου, τι σου θυμίζει, Πέλου, Πέλο, Πόλο. Πέλα. Πέλα. Λοιπόν, οι δέκα κτίνε. Mm, μπράβο, όλα είναι συναφή. Οι δέκα κτίνε του λέει είναι τοποθετημένε σε ζευγάρια και βρίσκονται μέσα ακόμα στον κύκλο. Αφού το άστρο ακόμα δεν βγήκε, δεν έγινε ήλιο. Θα διαμορφωθεί όταν κατέβει και η βατό του νόμου. Γιατί θα είναι το μάτι του αναστημιμένου νόμου. Δηλαδή θα εμφανιστούν δύο ήλιοι στον ουρανό, πιστεύουν οι ντόγκων. τότε θα γίνει η Ανάσταση του ο νόμου. Η κυβωτός του νόμου έγινε η του νόε. Ναι. Μάλιστα. Κυβωτός του νόε, του Δευκαλίωνα, όλοι οι κυβωτοί αυτοί έχουν σχέση. Ναι, Τα λέει ο Μακρόβιος ναι. μετά, ο οποίος ήταν ρωμαίος αξιωματούχος, λέει ότι όλοι οι κυβωτοί αυτοί, μαζί και οι αργό, είναι, αυτό το ταξίδι που θα το πούμε. Οι ντόγκον λοιπόν ισχυρίζονται ότι εκείνο που λέγεται νόμο Ντίε έμεινε στον ουρανό μαζί με τον Άμα. Νόμο Ντίε, νόμο του Δία. Ναι. Λένε πολλά οι ντόγκον. Αλλά περισσότερο είναι οι γνώσει του γενικά για το Σύριο Β, για το Σύριο Α. Γνωρίζαν ότι ο Δία έχει τέσσερι δορυφόρου, γνωρίζανε ότι ο Κρόνος έχει δακτυλίου. Δηλαδή είχαν τέτοιε γνώσει φοβερέ. Με στη σου. ζούγκλα. Ναι, με στη ζούγκλα. Και ξέρανε και τον άλλον, το Β' που εμφανίστηκε 40 χρόνια και τέτοια. Φράβο, δηλαδή Τρελά, ναι. τρελά τώρα. Ναι, δηλαδή. ναι, ναι, ναι. Να μένει άχειροκαλύβε σήμερα και να ξέρει αστρικά θέματα. Ναι, είναι φοβερό. Και, και, να και σε ποιο τελειώνει ο επιστήμονα. Ο Ρόντε Περτέμπλε έγραψε ολόκληρο βιβλίο τον Άγνωστο Σύριο και αναφέρει μέσα του Ντόγκον και λέει ότι αυτοί καταγόντουσαν από του Αργονάφτε. Γιατί οι Αργονάφτε μετά τη Λίμνο πήγαν στη Λιβύη και έκτισαν 100 ελληνικέ πόλει. Ναι. Από αυτού κατάγονται οι γαράμαντες, οι οποίοι εισήλθαν μέσα στο εσωτερικό τη Αφρικανική Υπήρου και από του οποίου κατάγονται οι Ντόγκον, και οι οποίοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν χιλιάδε χρόνια τι παραδόσεις για το Σύριο. Αυτά ναι. τα γράφει ο Ρόμπερ Τέμπλ, ο οποίο είπαμε ότι είναι καθηγητή Ανσκριτικών και μέλο τη Αστροναστική Εταιρεία του Λονδίνου. Και Δεν όπου που... βρείτε βιβλία του, να τα πάρετε. Δεν υπάρχει ένα εξαντλημένο άγνωστο Σύριο. Δυστυχώς... Σε παλαιά βλιοπολία, σε πάγκο, εγώ από εκεί τα έχω βρει αυτά. Από ναι, το παρελθόν λοιπόν, μέχρι τώρα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, και εκδόσεις, σε μικρέ εκδόσει, τύπου Vipers τα έχω βρει αυτά. Λ... Μάλιστα. Λένε λοιπόν οι Ντόγκον ότι η δακτυλοπόα που αντιστοιχεί στο Σύριο Β, την οποία λένε και Ποτόλο, που κομματιάστηκε και έγινε λευκό νάνο, δημιούργησε... από αυτή προέρχεται όλο ο κόσμο, όλη η δημιουργία. Ότι δημιούργησε γύρω της τον ορατό κόσμο και συμβολίζει την τροχιά του σύριου βήτα γύρω από το Σύριο α. Στην αρχή ήταν κυκλική. Ναι. Μετά τη διάρρηξη σχηματίστηκε το μανιτάρι που είπαμε το αξονικό δέντρο που ονομάζεται και άστρο του τόξου. Η δακτυλοπάτη αντιπροσωπεύει το καλάθερο... Τώρα είπε τη λέξη μανιτάρι. Ναι μανιτάρι. Έχει εικόνα του σχέση με τη μανιτάρια από τις πυρηνικές εκρήξεις. <laughs> ναι, αλλά αυτό το μανιτάρι έχει μείνει μόνιμα πλέον σαν ναι. Είναι το μανιτάρι και μετά από κάτω έχει ένα μίσχο που αντιστοιχεί στο κείο να φαλό, ναι. το Όσυρη, στην πυράργα του Ιφαίστου, ναι. ε, στο θύρσο του Διονύσου, δηλαδή στο αξονικό δέντρο έχει πάρει πολλές ονομασίες, ναι. αλλά είναι δίωδος ανόδου και καθόδου όπου ανεβοκατεβαίνουν και οι ψυχές και αυτά τα, τα όντα. Τέλος πάντων. Στην αρχή λοιπόν ήταν κυκλική και, και μετά έγινε το αξονικό δέντρο. Η... Α, εντωμεταξύ αυτή ο Ρόμπερτ Έμπλη χειρίζεται ότι το καλάσι που κρατάει η Δήμητρα αντιπροσωπεύει αυτό η δακτυλοπό αντιπροσωπεύει το καλάσι φίλτρο της Δήμητρας με τους σπόρους, δηλαδή... Είναι ο σιτοβολώνας για όλα τα πράγματα στον κόσμο. Ναι. Το περιεχόμενο αυτό του αστροδοχείου δοχείου εξφενδονίζεται με φυγό και τη δύναμη. Αυτό το που περιστρέφεται περικλεί το Σύριο Α, ο οποίος Σύριος Α, οι Αιγύπτιοι τη ταυτίζανε με την Ίσίδα και τη θεά Αθηνά, ο Σύριος Α. Ναι. Και τα λέει αυτά ο πλούταρχο. δεν τα λέει ούτε ο Ρόμπερ Τέμπλ. Ναι, ναι, ναι. Αφηρημένο μπορεί να ήταν και αυτός, ο <laughs> Ο Πλούταρς λοιπόν, στο βιβλίο του Περίστιδος και ο Σίδριδος, όσοι θέλουν μπορεί να το πάρουν, γράφει ότι η Θεάθηνα και η Ισίδα είναι η ίδια θεότης. Ναι. Και ο Θεός Όρος ταυτίζεται με τον Απόλλωνα. Λοιπόν, την Ισίδα οι Αιγύπτοι, ονομάζανε... οι Έλληνες ονομάζαν την Ισίδα Ακίων, οι δε Αιγύπτοι την ονομάζανε Σόθιν. «Εγώ η ή εν το άστρο το κοινή επιτέλους ακατακολουθών το ορίον ή τον αστερισμό το σύριδος» γράφει το αρχαίο λοιπόν. κείμενο. Ναι. Και τα λέει αυτά και ο Δαμάσκιος παρά Χόμφεν. Λοιπόν, ε, οι θεότητές τους ήταν αστερισμοί και άστρα. Ναι, ναι. Αυτό. Και περιγράφανε το σεντόνι, το ουράνιο μου φαίνεται εμένα, ναι, και τα ναι. τεκτενόμενα. Αλλά εσείς όλοι που τα ψάνετε αυτά έχετε ρωτήσει την κυρία Ρεπούση... Και όλου αυτού που λένε την αυτά, αυτά είναι παραμύθια, νεκρή γλώσσα, η ελληνική και τα κείμενα, την αυτά τώρα. Ο Πλούταρχο ισχύει ή η Ρεπούση, η Παύλα και όλοι που την ακολουθάνε, αυτά τα σκυλιά, τα μαύρα, Είπαμε. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο καθένα, μπορεί να τα εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Και να διαβάζει τα αρχαία κείμενα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. διαβάζουμε απλώ αρχαία κείμενα. Ωραία, πάρ' μια ανάσα. Υπάρχει. Για... πάρμε μια ανάσα γιατί κάνουμε ραδιόφωνο. Λοιπόν. Εδώ είμαστε από τη φίλη. Ελένη τα γουζόγραφία σήμερα εδώ κοντά οτάμα στην Αβέντο 14 τελικά ακόμα σαν επισκέπτε μαζί με το Γαριμόρ.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 Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αλπέτοδεκατέσταρα.com, ελένε δάγιο ζωγραφίδου, φίλοι μα εδώ, σήμερα σ' Άγνωσε Επισκέπτε, 13... Οκτωβρίου του 2019. Θα βάλουμε επαναλήψει μετά, μην ανησυχείτε, και κάνουμε περιφορά τη εικόνα προ το πάρων τα ταξίδια τα αργοναυτικά και λοιπά, και λοιπά και τι λένε τα αρχαία κείμενα και ξένοι ερευνητές όχι εδώ οι Έλληνες που μπορεί να μας κατηγορούν γιατί μας κατηγορούν ότι τα έχουμε, την έχουμε δει παντού ελληνικά λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει βέβαια τι λένε ε, οι φίλοι εδώ συζητάνε μεταξύ τους δεν σου μεταφέρω τη συζήτησα την μετά για να τελειώσει τα θέματα των κειμένων ναι. και του συμβολισμού, για πάντα. έχουμε τώρα μείνει στου ντόγκον, να πω κάτι ακόμα για τους ντόγκον. Ναι. Οι οποίοι εκτό από το Σύριο Α και το Σύριο Β λένε ότι στο σύστημα του Σύριου υπάρχει ο Σύριο Γ. Ο οποίο έχει δορυφόρο το άστρο των γυναικών. Και αναπαρίσταται με ένα σταυρό μέσα σε κύκλο. Ένα σταυρό μέσα σε κύκλο. Αυτό με ήταν αυτό. και σύμβολο του μου Άμα διαβάσουμε το βιβλίο σχετικά με τιμού. Οι βραχίονες λοιπόν μου του για άστρου... Μου την Ήπειρο τώρα. Ναι, μου. μου. Ε, το σύμβολό της ήταν ένα σταυρός μέσα σε κύκλο. Σε κύκλο. Οι βραχίονες του άστρου λοιπόν πιστεύουν του... Ε όπω όπως το λένε του Σύριου Γάμα. Ναι. Χρησιμεύουν σαν υποδογής για τις αρσενικές και θηλυκές ψυχές όλων των όντων. Δηλαδή ότι πηγαίνουν οι ψυχές εκεί. Η ως αυγό δηλαδή ο Σύριο Γάμα, πιστεύουν ότι χωρίστηκε σε δύο δίδυμους πλακούντες, τους νόμου. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι είχανε για σύμβολο τον ελληνικό σαυρό οι ντόγκων για το άστρο αυτό το Σύριο Γάμα. Ε, και πιστεύουν ότι είναι το πιο βαρύ άστρο και όντως βρήκαν οι επιστήμονες ότι ο Σύριος Β είναι πολύ βαρύ, έχει, έχει, είναι ένα υπέρπυκνο άστρο, πολύ βαρύ. Και αυτό το ήδη οι διντόγκονο, ότι είναι πολύ μικρό αλλά πολύ βαρύ. Όλα δηλαδή δεν είπαν τίποτε λάθο. Το θέμα που τα ξέρανε εδώ είναι τώρα... Και την τροχιά, πώ την ξέρανε ότι κρατάει 50 χρόνια. Και ζουνε μέσα στη ζούγκλα τώρα, δηλαδή ναι. είναι ένα τρελήνες. Τώρα σου είπα ο Ρόμπερτ Έμπλε πιστεύει ότι αυτοί είναι απόγονοι των αργών αυτών, ναι. οι οποίοι ήτανε μέσα στη Λιβύη, πήγανε στη Λιβύη κτλ. Και ακόμα... Πιστεύει ο Ρόμπερτ Έμπλε ότι η γη δεν έπαψε να παρακολουθείτε εξ αρχή από αυτά τα νοήμωνα όντα που ήρθαν από το Σύριο. Και όσον αφορά δε του υπτάμενου δίσκου που εμφανίζονται κατά καιρού στη γη, πιστεύει ότι έχουν σχέση με το σύστημα αυτό. Και περιμένουν να δουν πότε θα είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να μα πλησιάσουν. Επιπλέον γίνονται και οι πόλεμοι κοσμικοί ακόμα και τώρα. Συνεχίζονται. Ε, θέλω να πω ότι τώρα συνεχίζουμε το αρχαίο κείμενο. Θα δούμε λοιπόν ότι στο αρχαίο κείμενο, στα αργοναυτικά του Ορφέος, βλέπουμε ότι οι αργοναύτες πήγανε και σε ένα μέρος που ζούσαν οι υπερβόροι, έτσι λέει το αρχαίο κείμενο. Αναφέρει ότι αργό έπεσε στον ωκεανό, τον οποίον οι υπερβόροι οι μέροπε καλούν κρόνιο πόντο. Στο Ορφέως αργοναυτικά στο στίχο 1084 αναφέρεται. Κατόπιν έφτασαν οι αργοναύτε τη ελίκη και της Έσχα τον Ήδωρ. Αναφέρει. Ε, λένε λοιπόν ότι πολύ βρήκαν ότι η ελίκη που σημαίνει ελισσόμενη ε, ονομαζόταν ε, και σαν ε, η, μεγάλη, ε, η μεγάλη άρκτος ονομαζόταν και ελίκη, ο αστερισμός. Ελίσεται γιατί ονομαζόταν ελίκη γύρω από το βόρειο πόλο. Επομένως οι αργονάυτες Βάσει, αν εξηγήσουμε ότι η ελίκη είναι η μεγάλη άρκτος, έφτασαν στο βόρειο πόλο, μην ξεχνάμε ότι είναι υπτάμενο το πλοίο, και θα το αναφέρουμε και το αρχαίο κείμενο που το λέει, όπου είναι το έσχατο είδωρο, δηλαδή το τέλος του αρκτικού κύκλου. Ε, συνέχεια μαθαίνουμε ότι οι οργονάφτες έφτασαν στους μακροβίους, έτσι λέει το κείμενο, που ζουν επί πολλούς και πίνουν θείο ποτό. Δι' στις... λένε μακροβίους. Ναι, αργονάφτες ε, στίχος 1111 ως 1123, αναφέρεται στους μακροβίους. Ο Θεός Απολώνας γνωρίζουμε ότι πήγαινε το χειμώνα στου υπερβόρειου. στην υπερβορία τέλο πάντων, οι οποίοι ζούσαν όπως οι μακρόβοι, δεν είχαν ούτε νόσους, ούτε γύρα και πίνανε θείο ποτό, δηλαδή ήτανε, δεν ήταν υγιήνοι άνθρωποι. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Σε αυτούς αναφέρεται, πήγε και ο Ηρακλής για να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων. Το λέει ο Απολόδωρος στη βιβλιοθήκη του. Επιπλέον... Ναι, πού ναι. το πεις. Η συμβολισμία αυτή, τα μήλα των Εσπερίδων, δηλαδή τα μήλα από τη Δύση, από την Εσπέρα. Ναι, ακριβώς. Το χρυσό βέλος λέει που πήγε στους υπερβορείους και όλοι έχουμε... Ο Άβαρη που ήταν πάνω ναι, ναι. στο χρυσό βέλος, Όλα αυτά, τι ήταν, που δεν είχε βάρος, αυτό σημαίνει. Τι θέλει να βιοποιητήστε παιδί μου, γιατί όλοι οι και αυτοί που ασχολούνται Δε... και οι τοκινόλοι ότι... έχουν σαλτάρει και εγώ και εσύ... Δεν Λά... ήταν υπερβορεί εδώ στη γη, εννοείται, ναι, να εννοείται ότι ήταν ένα μέρος σε άλλη διάσταση, περνάγανε τον το πόλο του, του, του γη, τον ουράνιο πόλο, ναι εκτός... Σε αυτή τη χώρα λένε ότι γεννήθηκε και η Λιτώη, η μητέρα του Απόλλωνα και της άρτεμη. Ναι. Ποιον είχε πατέρα η Λιτώη, εδώ σε θέλω. Ποιον είχε. Έτσι. Ο πατέρας της λέει ήταν ο Κίος ή Πόλος. Ε, τι άλλο πια να μας πούνε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Για να μας δείξουν τον ουράνιο πόλο. Καθαρά οι μυθογράφοι δηλαδή τα βάζανε, σου λέει όποιος τα κατάλαβε τα κατάλαβε. Ο πατέρας της Λιτώης που ζούσε στην υπερβορία ήταν ο Κίος ή ο πόλος. Δεν λες, ε, να σε πάω λίγο στην αρχή Η σκοπιμότητα των μυστικών Ναι Δηλαδή τα γράφαν έτσι Ενείδη ναι. μυητικής Δηλαδή για να το καταλάβεις Θα μπει στο κύκλωμά μας Θα κάνει τι σου Για Ξέρω, να σου πούμε να το σου μυστικό πω θα πεις, γιατί... Δεν είναι όλα Της πάση ρητά Αλλά από συμφωνώ τότε, σε αυτό το από κομμάτι Από τότε είχαν γίνει πολλές Επιμυξίες, είχαν σχωρήσει σκοτεινοί κατά κάποιο τρόπο. Τους βέβυλους. Πώς να ξεχωρίσουν από του βέβαιλου. Πώ να σου το πω. Οι λέγνε... βέβαιλοι στην εποχή μα, ποιοι μπορεί να είναι. Μια <χεχει> Και Τι γελάσσα, μα ρωτά, θα γελάστο, εδώ μιλάμε σοβαρά. Θα πούμε τι έχει, τι έχει γίνει. Α, Υπήρχε λοιπόν και ο υπερβόρειο άβαρη, όπω είπε, που δεν είχε βάρο και ταξίδευε πάνω σε ένα βέλο, σε ένα νηστό. που του είχε χαρίσει ο Απόλογα. Τι σημαίνει να. αυτό. Ταξίδευε όλη τη γη. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώ που ευρίσκεται η υπερβολία. Αλλά αφού πήγαινε και ο Απόλωνα, πρέπει να βρίσκεται στο σύστημα του Σύριου. Μια και ο Απόλυν, μα λέει ο Πλούταρχο, είναι ίδια θεότης με το Θεόρο και ο Θεό όρο συμβολίζει, λέει τη δύναμη, τα λέει ο Πλούταρχο, που κατευθύνει τον ήλιο. Η δύναμη που κατευθύνει τον ήλιο ονομάζεται Όρο. Και είναι ίδιο με τον Απόλωνα. Δηλαδή, έχει σχέση με τον ήλιο. Η Σύριο. Η Μια δύναμη και... αυτή λέγεται Όρο. Εξού και όριον. Η δύναμη κατευθύνει τον ήλιο. Yes. Επιπλέον η θεά Αθηνά ησίδα είναι με το ίδιο το άστρο του κοινό, ο Σύριο Α. Οι Έλληνε προήλθαν από τη θεά Αθηνά, μα λέει η μυθολογία, και το σπέρμα ηφέστου που έπεσε στη γη. Επομένω, η υπερβόρη είναι ένα ελληνικό φύλλο ουράνιο που ήρθε εδώ στη γη για να νικήσει το Δράκο, δηλαδή του Δρακοντιανού. Oh, και να σπείρει πολιτισμό. Ναι. Θα ανοίξει τώρα. Ναι, κουβέντα Μέγαλι. Βεβαίω. Θα του το ανοίξει αυτό το κομμάτι μετά. Ε, βέβαια. Το δρακουλιάρικο Φυσικά. Αυτό είναι ο στόχο. Ουστά, Στη χώρα λοιπόν αυτή. την 13 υπερβολή... έχει ο μήνα απόψε. Ναι, αλλά είναι Κυριακή και 13. Δεν είναι ούτε Τρίτη και 13, ούτε Παρασκευή και 13. Και μετά από τόσε αναβολέ έκατσε η εκπομπή μαζί σου σήμερα. Ε, ωραία. Άρα δεν είναι τίποτα τυχαίων. Βεβαίω, τίποτα. Παρακαλώ. Στη χώρα λοιπόν, αυτή την υπερβορία έφταναν μόνο οι μύθεοι και οι αργοναύτε. Υπάρχουν χωροχρονικέ πύλε, θέλω να πω, που ενώνουν τη γη με τι ανώτερε διαστάσει. Και αυτέ υπάρχουν, η Ελλάδα είναι διάτριτη από χρονοπύλε. Υπάρχουν στη Δήλο, στους δελφού, παντού χρονοπύλε. Εγώ έχω δει μια τέτοια χρονοπύλη και στο Γήθιο. Το έχω θα καταθέσει. Μας το πεις μετά. Θα μα το μετά, βεβαίω. Σε ανατελεία, άμα στο πει. Κάνει τον κύκλο σου τώρα και βλέπουμε. Βεβαίως. Μετά την υπερβορία λοιπόν, σύμφωνα με τα αργοναυτικά, οι αργοναύτες έφτασαν στους κυμέριους, οι οποίοι ζούσαν στο σκοτάδι. Δεν βλέπαν τον ήλιο, έτσι αναφέρει το αρχαιοκείμενο. κείμενο. Άρα κοντά στην πύλη του φωτός υπάρχει και η πύλη του σκότους, η οποία μας δείχνει και τα υποχθώνια ότα που μπορεί να κατοικούσαν μετά από αυτή την περιοχή. Επομένως, μέσα στα αργοναυτικά, είναι και οι πόλεμοι που έγιναν ανάμεσα στους αργοναύτες και τους Τώρα ο συγγραφέα Αντώνιος Χαλά έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο παλιά. Λέγεται Θεραπευτικά και Μητρικά Κέντρα που ίδρυσε ο Φαέα. Και λέει, Το διάβασα και μετά, όντω διάβασα αυτό που λέει, ότι στου 50-60 πρώτου τοίχου των αργοναυτικών μα αποκαλύπτονται πάρα πολλά. Λιμονι... Στην αρχή δηλαδή, που αρχίζουν οι στίχοι. αναφέρονται ότι υπήρξε κάποιο προηγούμενο γένο ανθρώπων, καθώ επίση ότι οι γηγενεί. Έπλασαν ολέθριος γεννητικό σπέρμα από τον ουρανό και προήρθε ολέθριο γένος ανθρώπων. Το γράφει ακριβώς έτσι το αρχαίο κείμενο, να πάμε να το διαβάσετε. Είναι στις αρχές των αργοναυτικών του Ορφέως. Και μας λέει λοιπόν ο Χαλάς ότι μας αποκαλύπτονται δύο λισμονιμένες περίοδες τη ανθρωπότητας, πολιτισμού ουρανογείτονο. Δηλαδή, μας αποκαλύπτεται η ιστορία αφενός των Λεμουρίων ναι. και αφετέρου των Ατλαντίνων. Η μία πάμε στο 10-12, η άλλη πότε ανάγεται των Λεμούριων. Οι λεμούρια είναι χίλια χρόνια παλιότεροι, δηλαδή... Των μου, Ατλάντων. Από τους Άτλαντες. Δηλαδή, Άρα πάμε 12-13-14, ναι. εκεί μέσα είμαστε. Το γένος των Ατλαντών. Σε το λέω. Ναι. Γιατί εγώ με τη ροή θυμάμαι, έχει πει ο αστοφυσικός ο φίλος μας, ο Λαβιολέτ, mm. ότι το 14-προ ναι. επήρθε, λέει, ανθρώπους η αμνησία. Επέβαλαν είναι το ρήμα είναι που χρησιμοποιεί. Μάλιστα, γίναν πολλά. Θα τα πούμε και θα πούμε και τη λέω φουράκι για αυτά τα γεγονότα. Yeah, το yeah. γένο των Ατλαντίνων, λοιπόν, ήταν γίγαντε. Και είχαν προέλθει από το λέθριο σπέρμα. Λέει το κείμενο ότι οι γίγαντε. Τα οι... λέει στην αρχή των αργοναυτικών. Διότι τα έπι Ομύρου, πρέπει να καταλάβουμε, καθώς και η Οδύσσια, τα έπι του Ομύρου όπως είναι η Οδύσσια και η ιλιάδα καθώς και τα, ορφικά, τα αργοναυτικά, κρύβουν όλη την απόκρυφη γνώση που αφορούν την προϊστορία του πλανήτη μας σε κρυπτογραφική γλώσσα. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα έκαναν για να προφυλάξουν τη γνώση. Ναι. Τώρα, το ταξίδι μας, θα, όπως είπαμε, θα είναι ουράνιο και θα μεταφερθούμε ψηλά πια στο σύστημα του Σύριου. Και τι σχέση έχει με τους αργονάφτες. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Εδώ είναι. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει ο Σύριο Α, όπως είπαμε, γυρνάει γύρω το Σύριο Β. Συνέχισε, συνέχισε. Ο Σύριο Β λοιπόν που εξεράγει με την τρομερή ελκτική του δύναμη, είπαμε ότι καμπυλώνει το χώρο και το χρόνο και σχηματίζει ένα καπέλο σαμανιτάρι. Που η Αιγύπτιοι το ονόμαζαν Νουτ. Η διαδρομή αυτή έχει δύο διόδους... ανόδου και καθόδου, εθερικών, όντων και ψυχών. Παριστάνεται, είπαμε, με τον άξονα Φαλό ή με το κηρύκιο του Θεού Ερμή. Συμβολίζει δε την ένωση των αντιθέτων του ουρανού και της γη. εκείνη τα αντίστροφα, ουρανός και η γη. Η αργό είναι λοιπόν το ουράνιο πλοίο που κάνει αυτή τη διαδρομή. Από την ανώτερη κοσμική οκτάβα λέει ο Θόδωρος Αξιώτης, που θεωρείται ο Σύριος Αλφα, περνάει τον πόλο, τον ουράνιο πόλο μας, και καταλήγει ε, α, με του Ατλαντικού, φτάνει μέχρι εκεί, για να φτάσει μετά σε εμάς, την κατώτερη οκτάβα στη Γη, ως ελευθερωτής του χρυσόμαλου δέρατος, που συμβολίζονται οι, α, οι ψυχές οι ανθρώπινες, από τη Γη φυλακή τους, από το σπήλαιο του Πλάτωνα. Όλοι μύθοι λοιπόν είναι συναφή αυτή τη σε έναν ανώτερο επίπεδο, λοιπόν, το κεντρικό μήνυμα της αργοναυτικής εξτρατείας είναι το εξής. Η κατάκτηση, όπως είπαμε, του χρυσόμαλουδέροντος από τους αργοναύτες. Τι πρέπει για να το κατακτήσουν, να σκοτώσουν το φύλακα δράκο από τον Ιάσονα, έτσι, να σκοτώθει ο δράκος, ναι. με τη συμπαράσταση της θεάς Αθηνάς, του θείου δηλαδή. Ναι. Και συμβολίζει την προσωπική πάλι που καλείται να δώσει ο κάθε άνθρωπος εδώ στη γη με τα γη να του, ναι. τα οποία πρέπει να νικήσει για να ιαθεί η ψυχή του εξού, η άσονίασης Ιησούς που έχει πει και εσείς είχα ακούσει. Ναι, ναι. Ναι. Για να αποκτήσει το χρυσόμαλο δέρας, δηλαδή το εθερικό σώμα, το πύρινο, το εθ... είναι η αθανασία. Ένα... Ναι. Αυτό είναι το χρυσόμαλο δέρας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ανώτερον, με τη βοήθεια λοιπόν, της Δέας Αθηνάς που συμβολίζει το Θείο. Επιπλέον, η αρχαίοι μνοδοί με τη μορφή μύθων, όπως είπαμε, το κάνανε αυτό για να μας πούνε και τα αλληγορικά τα κοσμικά γεγονότα που συνέβησαν, όπως είναι ο μύθος της αργοναυτικής εκστρατείας, το ταξίδι του Οδυσσέα, ο κατακλισμός του Δευκαλίουνα, η άρχλοι του Ηρακλέους, ο μύθος του Προμηθέα, όλα είναι συμβολικά. Άμα κανείς λοιπόν ερευνήσει όλες τις αλληγορίε που κρύβουν οι μύθοι, θα κατανοήσει πολλά κρυμμένα νοήματα. Στα αργοναυτικά του Απολωνίου του Ροδίου, ο οποίο έστελνε το 295 π.Χ. και γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, αναφέρεται μεταξύ των άλλων η σχέση των αργοναυτών με το Σύριο. Σου λέει: Αν δεν έχετε καταλάβει μέχρι τώρα τι σχέση έχουν οι αργοναύτε με το Σύριο, θα σα το πω πεντακάθαρα. Και είναι παρακάτω στοίχη. Λοιπόν. Θα του πείσουμε το αρχαιοκείμενο. Όχι, θα το πω με τη μετάφραση, το... γιατί τώρα μην σα κουράζω με το αρχαιοκείμενο. Ναι, Μα λέει ότι γιατί ερωτεύτηκε η μύδια το Σύριο, τον Ιάσονα, συγνώμη. Το μαρτύρισα. Ναι. <laughs> λοιπόν, το αρχαίο κείμενο γράφει ω Η καρδιά όμω τη μύδια δεν ξεκολούσε, αλλά άλλο δεν σκεφτόταν, έστω και αν έπαιζε. Και όποτε άρχισε να παίζει κάτι, ό,τι και αν ήταν, τίποτα δεν την έφελιγε, δεν την τραβούσε τίποτα. Ναι. Δηλαδή, άξαφνα σταματούσα μήχανη. ούτε στιγμή δεν μπορούσαν να καθυλώσει το βλέμμα τη πάνω στι δούλες τη, δηλαδή που έπαιζε με αυτέ, έστρεφε ανήσυχε το πρόσωπο και κοίταζε μακριά του δρόμου. Πολλέ φορέ εράγγιζε καρδιά μέσα στα στήθια τη. Όμω σε λίγο, ενώ την έφλεγε ο πόθο, εφανερώθηκε μπρο τη ο ίδιο ο Σύριο. Αφήνει... Έτσι γράφει το κείμενο, ο ίδιο ο Σύριο γράφει. Εφάνησε μπροστά τη. Ναι, ο Απολόνιο ο Ρόδιος, έτσι. Που αφήνει τον ωκεανό και ανεβαίνει ψηλά στον ορίζοντα, ο ίδιο ο Σύριο εννοεί, και είναι χάρμα να τον βλέπει όταν ανατέλει, υπέρολα μπρο. Έτσι αισθάθηκε μπρο τη ο Εσονίδη, ο Ιάσονα. Ο γιος του Εσονίδη, ο Ιάσονας, ίδιος ο Σύριος. Ναι, Πόντιος θα και λέει Τεσονίδης. <laughs> Όχι δε, έχει σημασία. Θα πούμε τώρα τι σημασία έχουν οι αργονάφτες ναι, ναι, με τους εγώ δεν ξερωτάω ότι είχε πει, τα λέω <laughs> χαλαρά. Γι' αυτό και ο χωρός. Για τους... Δεν τον λέει Εσονά και τον λέει εσονίδι; Ο γιος. Αν Σημαίνει ήταν να από η Κρήτη μήνωσης, θα ο... τον λένε <laughs> Αν ήταν από τη Μάνη θα τον έλεγε Εσονόπουλο. Λοιπόν, αυτό το, το έχει μεταφράσει ο Στεφανόπουλος, έτσι, το κείμενο αυτό. Ο πρώην πρόεδρος. Όχι, ΦΥΤΑ ΚΑΠΑ Στεφανόπουλος. Mm. Έτσι θα στάθει εμπρός της ο Εσονίδης ο Ιάσονας, ίδιος με το Σύριο. Ε, τι άλλο πια να μας πούνε, για να μας δείξουν ότι το ταξίδι ήταν ουράνιο. Ναι. Έτσι λοιπόν τον Ιδημίδια και τον ερωτεύτηκε... Περιάβει γεγονότα γεγον με μια Επιπλέον, λοιπόν, το αρχαίο κείμενο μα τονίζει ότι Θεάθηνά καθοδηγούσε του αργονάφτε, ότι είχε τοποθετήσει όπω είπαμε η Ρερά Βελανιδιά, ένα κομμάτι από την Ρερά Βελανιδιά που μίλαγε. Είπαμε λοιπόν ότι Θεάθηνά συμβολίζει το άστρο του κοινό, δεν το λέμε εμεί, ο Πλούταρχο θα... το λέει. Ποιο <laughs> ο Πλούταρχο, ο τραγουδιστή. Ο Πλούταρχο. Θα σε βέβαια, ο... θα σου, μιλάτε, αλλά σου μάρει, δεν σοβαρεί, δεν <laughs> Ο νεαρό τώρα που ακούει, ο πιτσιρικάδε που ακούνε. Και λένε πλούταρχος, σου λέει ο Γιάννης θα το μπορεί. Ο πλούταρχος λοιπόν ήταν αρχιερέας στους Δελφούς. Είχε ναι. πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, είχε μάθει όλα τα πάντα όλα. Τα μυστικά, εντάξει. Ε, βέβαια. Και τα έλεγε πεντακάθαρα. Λοιπόν, διαβάζουμε στα αργοναυτικά του Ορφέως ότι το πλοίο διέθετε και κεραία, η αργό. Ιστοκεραία, η αντένα. Και το, μιλούς... το γράφει έτσι το κείμενο. Ναι. Αντένα ή κεραία. Ιστοκερέαν λέει. Ιστοκερέαν. Ιστο μιλ... κεραία. Ναι. Ιστος και κεραία. κεραία ναι. Και ότι μιλούσε και καθοδηγούσε του αργοναύτε. Κάτι σαν GPS Γι' αυτό λέμε το έχουμε πει μέχρι κεραία, δηλαδή μέχρι το ναι. άκρον. Ναι, ναι. Βίδες. Μπορούσε να πετάει, διότι το αρχαίο κείμενο αναφέρει ότι ο Κάνθος Αβαντιάδη πέθανε καθώ η αργό πετούσε υπεράνω τη Λιβύη. Έτσι λέει το αρχείο κείμενο. λέει. Λιβύη πετά... ήταν όλη η Αφρική μου, είχε Αφρική. και πάρα πολλά ναι, χρόνια. Ναι. Και ότι ξαφνικά η αργό από τον Εύξηνο Πόντο βρέθηκε στον Ατλαντικό. Πώ. Ε, μετά λέει ότι ξεκινάει από τη Άλπε η αργό. Πώ έφτασε η Σάλπης και ξεκίνησε από εκεί. Μπορεί να είχε πάει στα χιονοδρομικά κέντρα <laughs> αυτά τα. Επίση μπορούσε να ταξιδεύει. Α, <laughs> Δεν ξέρεις. Μετά μα λέει ότι μπορεί να ήταν και υποβρύχιο. Δεν λέει υποβρύχιο, αλλά λέει ότι μπορούσε να ταξιδεύει στο βυθό τη θάλασσα. Ιστο έσχατο δεμέρο του βυθού, διαπλέψαμε το είδο, γράφει το αρχαίο κείμενο. Επομένως γινόταν και υποβρύχιο. Το σχήμα πάλι ήταν δολυχωτό, μισοφέγγαρο δηλαδή. Ναι. Τέτοιο πλοίο μισοφέγγαρο, έχει δει. Και πάντα οι 50 αργοναύτες συσχωρούσανε μέσα στο κύλο του πλοίου. Το πιο παράδοξο ήτανε για να το βγάλουν λέει, να το προσωρμίσουνε το πλοίο στον Αιγελό. Το έβγαζαν από τη θάλασσα, έβαζαν σκάλα και κατέβαιναν. Ποιο το κάνει αυτό. Βλέπει κανένα πλοίο, το βγάζουν έξω για να βγουν στην ξηρά, να κατεβάζουν σκάλα και να κατεβάζουν. Το κατεβέ... βγάζουν στι δεξαμένε για να το καθαρίσουν από ε, κάτω. Είναι μόνο εκεί, αλλά αυτοί το κάνανε για γενικά. Βάζανε μια σκάλα ή ανεβαίνανε. Το δε πλήρωμα ήταν όλο υπερφυσικό. Να πούμε μερικά ονόματα. Δεικνύουν λοιπόν ότι το αρχαίο κείμενο και τα ονόματα υπάρχουν ότι το πλήρωμα ήταν υπερφυσικό. Όπω ο αργονάφτη Αστερίων, ο οποίο ήταν του Κομήτου. Ένα αργονάφτη. Ο Αστερίον ήταν γιο του κομίτου, έτσι λέει. Αστερίων, γιο του Κομήτου, Το ναι. κρατάμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ο Αγκαίο, ο οποίο φοράγε δέρμα άρκ, Άρκτου και γνώριζε όλε τι κινήσει των άστρων και του κύκλου των πλανητών. Άρκτο, γεγονό που υποκρύπτει τον αστερισμό τη Άρκτου. Ναι. φοράγε δέρμα. Γιατί λέει φοράγε δέρμα Άρκτου. Μου είναι ο αστερισμός τη Άρκτου, είναι μικρή. Ναι. Ακόμα ότι ο βασιλιά Αίτη που πήγανε στην Κολχίδα ήταν γιο του ήλιου. Του ήλιου. Ναι. Και ότι είχε γύρω από το κεφάλι ναι. του στέμα με λαμπρές ακτίνες Δηλαδή μιλάει για ήλιο και χρυσούς πέπλους Περιγραφή άστρου ναι. Ο Ζήτης και ο Καλάη πετούσανε με υποπόδια πετούσαν. Ναι. Και ο Αργονάφης Βγαίναν έξω από το Μάδερ είπα, ας πούμε Και ναι. κάναν βολτήτη στο διάστημα Πετήσει, ναι. Ο Λιγκεύς πάλι έβλεπε τα βάθη της θάλασσας, του ουρανού Ως και τα βάραθρα του Πλούτονα, του Άδη Όλα υπερφυσικά Ήταν ιδιόσκουρη Ο αστερισμός των διδύμου, δηλαδή Ο Γάστρος και ο Πολυδεύκης Ήτανε, Μιλάει πλέον για αστερισμό Ο υπερίων. Μιλάει για το, αυτά που βλέπουμε Το αστρικό περιβάλλον Ακριβώς Περιγραφή του αστρικού περιβάλλοντος Και βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συμβολικά Ο Σίλερ δίνει το όνομα Κιβωτός του Νόε Στον ε, Λέι Κιβωτός του ΝΟΕ, η λαογραφία, ότι μπορεί να είναι αστερισμό στη Μεγάλη άρτου. Ο Σίλερ λέει ότι ε, το όνομα αυτό, Κιβωτός του ΝΟΕ, το δίνει στον αστερισμό της Αργούς, ενώ τη Μεγάλη άρτου το ονομάζει Πλιάριον του Πέτρου. Κοίτα να δεις τώρα... Α, και ένας άλλος ο οποίος... Το κουμπώνουν με τη χριστιανική, αντίληψη, χριστιανική, ναι. ε, βραϊκή... <σχελίδι> γραφή. Τα οποία, ναι, έχουν επικρατήσει στο Χριστιαν Μακηβωτός του ΝΟΕ, πούμε, ότι μπορεί να συμβολίζει ε, τον αστερισμό. Το, δηλαδή, αυτό... Τα το έχουν πάρει όλα. Μπράβο. Δεν κολλάμε εκεί τώρα. Έχουν πάρει τα πάντα. Τώρα, ένας το... άλλος αργοναύτης ήταν ο Κιφεύς, ο οποίος είναι και αυτός ο αστερισμός. Να. Και συνδυάζεται και με τον Κάνοπο. Ο οποίος Κάνοπος, μας λέει ο Πλούταρχος, ότι ο Κάνοπο ήταν πηδαλιούχο του Οσύριδο, του πλοίου του Οσύριδο. Ε, μιλάμε για αστερισμού. Ο Κιφέφ mm. δηλαδή ότι ήταν ο Κάνοπο και εκτό από το πηδαλιούχο του Οσύριδο ήταν και πηδαλιούχο τη Αργού. Και εκτό που ήταν πηδαλιούχο τη Αργού ο Κάνοπο ήταν και πηδαλιούχο του Μενελάου. Όταν έφυγε το πλοίο του από την Τρία και πήγε στην Αίγυπτο, είχε πηδαλιούχο τον Κάνοπο. Και τώρα μάλιστα μία πόλη στην Αίγυπτο ονομάστηκε Κάνοπο. Mm. Είναι το Κάνε σημερινό Αμπουκύρ. Ναι. ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τι υπάρχει. Στα Παναθήνια πάλι παρελάμβανε η κυβωτό που γινόταν προ τη μύτη τη με το πανί πέπλο που κανεί άνθρωπο δεν είχε σηκώσει. Παρέλαμβανε μια Κιβωτός που συμβόλιζε αυτή την Κιβωτό. Ναι. Βλέπουμε ότι όλα είναι συμβολικά. Ε, και ο ο Ολαέρτιο μα λέει ότι από του Έλληνε ξεκίνησε το ανθρώπινο γένο. Είναι η προμηθή. Που έφεραν το πύρ τη γνώση στα ανθρωποειδή τη γη που μέχρι τότε ζούσαν σαν ζώα σε λαγούμια και σπηλιέ. Έγραψε... Και τώρα που βγήκαμε από τι σπηλιέ, πώ ζούμε, δηλαδή. Τώρα θέλουν να μα ξα... ξαναγυρίσουν πίσω σε λαγούμια και σπηλιέ. Μάλλον γι' αυτό φέρουν για του επενδυτέ στην Ανατολή. Ναι. <laughs> Ήρθε η φίλη από τα άστρα, μετέδωσε γνώση και πολιτισμό και τι προπήρα ευχαριστία στου Γήνου. Αυτό θέλει να μα πει με λίγα λόγια ο μύθο του Προμηθέω, καθώ επίση και η αργοναυτική εκστρατεία. Διότι είπαμε αργό, αργ, αργό είναι κυβωτό. Παριστάνει τώρα ο Μακρόβιο, ένα Ρωμαίο αξιωματούχο, ο οποίο έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και είχε πρόσβαση στα αρχεία, εκεί η Ρώμη τα είχε πάρει, ήταν η, η δύναμη τη εποχή τότε. Ακόμα εκεί είναι τα αρχεία, μάρα, Ναι, Ελένη. Στο Βατικανό. Λοιπόν, αυτό λέει ότι αργό παριστάνει το πλοίο του Ιάσονα, αλλά και την κυβωτό του Δευκαλίωνα. Διότι. Ε, και αυτό μας το λέει και ο, όπως είπαμε ο Ρόμπερντ Έβλο ότι αργό σημαίνει στα σανσκριτικά κυβωτός, arg, αργό. Κάτι που λάμπει και κυβωτός. Ε, πάνω στο σημείο αυτό mm. υπάρχει η χώρα που λέτε Αργεντινή, ναι. έχει το αργ μέσα, ναι. η λέξη άργυρος, ναι. που Έχω γαλλικά το είναι argos. το αρζάν που είναι τα ίδια, ναι. η λαϊκά το, το λαμπερό Μπράβο. και η Αργεντίνα είναι η φωτεινή χώρα Πολύ ωραία Αυτό mm. Και όποιες είναι φωτεινές χώρες ναι. Τις ξεφτιλίζει το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο Να ξέρεις Γιατί εγώ δεν κάνω πλάκα Τώρα όλα η ισχυρία με το Σύριο τι σχέση έχει Όλα αυτά Αν προσέξει το υπερσύστημα που λέει η Τζάνη, Βάλει κατά χωρών Παύλα Πολιτισμό Που έχουν κάτι να πούνε Γιατί όλοι αυτοί οι δυτικοί δεν έχουν τίποτα να πούνε. Ζώα ήταν και ζώα είναι. Δηλαδή, εσύ μιλά για τη βελανιδιά που μιλάει και αυτοί τρώγανε βελανιδιά μέχρι πρόσφατα. κατάσταση να πω δηλαδή γιατί μα τα έχουν έπρεξει. Πάμε ένα διάλειμμα. Για θέλω να πω καλησπέρα στον φίλο μου εδώ, τον Γιώργα που ήρθε να με δει. Αλμπέτο 14.00, αγαπητοί φίλοι, με χιούμορ λέμε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα εδώ. Πάντοτε και με ωραία μουσική, με την κυρία Ελένη Δάγιου Ζωγραφίδου, η οποία ζωγραφίζει απόψε. Oh, oh, Never watch a day Λοιπόν, από τη φίλη αλπεντοδεκατέσσερα.com, άγνωστοι επισκέπτε, Ελένη Δάγιου, ζωγραφίδου, κοντά μα απόψε. Καταπληκτικά πράγματα λέμε, και ακόμα δεν έχει πάει η ώρα. 10. Να πω εδώ όπου βλέπω μια ανάτηση: εξαφανίζουν, λέει, το μινοϊκό πολιτισμό από τα βιβλία. Ελένη, και εσύ έρθει τώρα εδώ και λε: διαστατικά ταξίδια ε. κλπ. Που αυτά, αν αυτά ε, διδάσκονται στα σχολεία. Θα είχαμε πάει 500 χρόνια μπροστά, σαν συνειδητοποιημένοι πολίτε, τώρα οι Έλληνε, σύγχρονοι. Δυστυχώ. Και όχι μόνο παραμυθάγια να... τα περνάνε, ενώ οι ξένοι ασχολούνται με τα μανέας Βγάζουν από τα σχολεία και τα. Εδώ βρίσκουν αρχαία και τα κρύβουν να μην τα δούμε ναι. Λοιπόν, γι' αυτό εμεί είμαστε εδώ και θα επιμένουμε, και όλοι αυτοί τα ελεύθερα μυαλά θα έρχονται εδώ και θα λένε, όπω ξέρετε, ότι του κατέβει. Βλέπω και το φίλο μου το Μίτσο μέσα να του πω λοιπόν του Μιτσάκου του φίλου μου ότι ο φίλος ο Χατζάρας Δημητράκη μου κατά πάσα πιθανότητα θα έχει εβδομαδία εκπομπή στον Αλμπέντο Μίλαγα χτες και θα τα κανονίσουμε μέσα στην εβδομάδα που έρχεται Άντε για να δεις ότι κανιά φορά με επηρεάζει. Λοιπόν, λοιπόν, πού είμαστε τώρα θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Είπαμε ότι μέχρι τώρα στο αρχικά διαβάσαμε ότι το αρχηγό των μηνύων λοιπόν ήταν ο Ιάσων ο οποίος μα αναφέρει ότι ο Απολώνιος ο Ρόδιος γράφει ότι έλαμπε σαν το Σύριο. Ναι. Και ω εκ τούτου τον ερωτεύτηκε η κόρη του 80 Μίδια. Όταν κατόρθωσαν λοιπόν να πάνε το χρυσό μαλοδέρας, σκότωσε η Μίδια τον αδερφό τη τον άψυρτό, γιατί τους κυνηγούσαν οι Κολχυδείς. Τότε για να σωθούν κομμάτια σαν τον αδερφό και τον πέταξαν άψυρτο ή φαέθοντα. Τώρα όμως υπάρχει και βλέπουμε ότι και στην Αποκάλυψη υπάρχει στο κεφάλαιο 8 της Αποκαλύψης αναφέρεται ότι «Και τρίτος άγγελος εσάλπησαν και τριτος αγγελος εσαλπησαν και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα των υδάτων» και το όνομα αστέρος λεγόταν ο Άψινθος και γένετο το τρίτο των υδάτων η Άψυνθων και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν. Μα, πολλοί είπαν λοιπόν ότι το Τσέρνομπιλ μπορεί να είναι ο αστέρας άψυνθο που λέει ότι έπεσε, γιατί στα Ουκρανικά η πυρηνική μόλυνση, δηλαδή το Τσόρνι σημαίνει μαύρο και μπύλια φύλλο, Τσέρνομπιλ μαύρα φύλλα. Και αυτό το φυτό χαρακτηρίζεται σαν μαύρο ο άψυνθος, ο άψυνθος, είναι η Αρτεμισία Βουλγκάρης, φυτό Τώρα, με πικρή γεύση. Τώρα η σύμπτωση είναι ότι η τοποθεσία λεγόταν έτσι, εννοεί αυτό στα ουκρανικά και έχει αυτό το όνομα στα ελληνικά. Ναι. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι ήταν κάποιο αστέρας που έπεσε, αλλά αυτοί λένε ότι μπορεί να είναι και το Τσέρνομπιλ. Επίσης που έπεσε λοιπόν... πάνω στο εργοστάσιο εσύ Ελένη. <laughs> Όχι καλέ, χιλιάδες χρόνια Λες πρέπει. για το γεγονός το ε, πάλιο ε, Ναι. Δεν μου λες μια στιγμή Εδώ μου στενεί ένα ο Γιάννης από τη ναι. Χαλκίδα Και μου λέει μπορεί λέει. Επειδή όλα αυτή η κατάπτυξη Άρχισε από το 146 πριν Δηλαδή με τους Ρωμαίους ναι. Ο Πλούταρχος να δούλευε Για τους Ρωμαίους Επειδή είναι 150 χρόνια μετά 200 Μα γιατί δεν λέει κάτι υπέρ των Ρωμαίων, Γιατί να είναι με του Ρωμαίου. Σα λέω ότι όλα προέρχονται από του Έλληνε. Ωραία. Εγώ, ό,τι με ρωτάνε, το διευκρινίζω. Καμία σχέση με του Ρωμαίους. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πότε έγινε η αργοναυτική εκστρατεία. Σύμφωνα λοιπόν με του υπολογισμού του αστρονόμου Κωνσταντίνου Χασάπη, διότι υπολόγισε πότε έζησε κατά προσέγγιση ο Ορφαία ο ιό του Ιάγρο, ο ήταν κι αυτό αργοναύτη. Και έλαβε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία. Και μάλιστα τα διηγείται όλο αυτός. Τα λέμε τα αργοναυτικά του Ορφέως, έτσι λέμε. Mm. Η μελέτη αυτή λοιπόν έχει δημοσιευτεί του Χασάπη από τον Ιωάννη Πασά στο βιβλίο του «Τα ορφικά» και στηρίζεται στον Ορφικό Ιμινοπόλλωνος στο στίχο 21 που λέει «Μίξας χειμώνο θερέωστε ίσον αμφωτέρησιν» Λοιπόν, βάσει αυτού λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Χασάπης έκανε πολλές μελέτες και διαφορών άλλων αστρονομικών που εκείνη σαν αστρονόμος γνώριζε και υπολόγησε ότι συνέβη αυτό το αστρονομικό γεγονός δηλαδή η ισότητα των εποχών, ναι. που λέει το αρχαίο κείμενο, ως εφικτή σε δύο χρονολογίες. Η πρώτη είναι το 1366 π.Χ. και η δεύτερη υπότελες το 12.000 π.Χ. Δεν μου λε, αυτά τα κείμενα πού βρίσκονται. Δηλαδή... Μα σου είπα τα ορφικά. Τα Όχι, βάλει... τα ορφικά. Πού ναι. βρίσκονται σήμερα τα κείμενα αυτά, αυτό, αυτή η αποθήκη γνώση, πού βρίσκεται. Πού είναι. Εγώ το έχω αυτό το βιβλίο, σα Αποθηκε... λέω. Και εγώ τα έχω, που είναι γνωση που βρισκεται εγω το εχω αυτο το βιβλιο και εγω Είναι στο Βατικανό, είναι σε καμιά τρύπα μέσα. Αυτό, <laughs> αυτό, ναι, αυτό ναι. να πω. Πού, πού βρίσκεται αυτά τα κείμενα πάντα. Ευτυχώ βρίσκονται... που ο Ιωάννη Παστάσα έχει κάνει βιβλίο με αυτά. Ευτυχώ δεν λε τίποτα. Ναι. Και ο Ιωάννης Πασάς λοιπόν θεωρεί το 12.000 πρέπει να είναι η σωστή ημερομηνία για τα όρφικα. Διότι συμβολίζει... 12 προ και 2, 14. 12 προ Χριστού, ναι. Διότι συμβαδίζει αυτό με τα λεχθέντα στο Σόλων από τους Αιγύπτιους Ιερείς. Ναι, οι οποίοι ναι, ναι. όταν πήγε στην Αιωναό της Άιδας τους επισκέφθηκε, όπως γνωρίζουμε και που πάνε... λέει ναι. Ο Πλάντον το αναφέρει στον Τίμιο και Κυαρετία, ότι του είπαν ότι οι Έλληνε είστε αρχαιότεροι από εμάς διότι η Αθήνα έκτισε και τη Σάιδα, αλλά και την Αθήνα χίλια χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή η Αθήνα είναι αρχαιότερη της Σάιδας. Μπράβο. Ακόμα ο Ιωάννης πασά αναφέρει και τα ευρήματα από το σπήλιο Φράχθη της Ερμιονίδος, όπου ανακαλύφθηκε πολιτισμός πέρα των 25.000 χρόνων. Αυτά βρίσκονται στο Μουσείο του Ναυπλίου, τα ευρήματα. Οι αστρονόμοι γνωρίζουν ότι ο πολικός αστέρας γύρω στο 12.000 π.Χ. ήταν ο Βέγα του αστερισμού της Λύρας. Η μυθολογία λοιπόν μας αναφέρει ότι μετά το θάνατο του Ορφέα αυτό η Λύρα του του Ορφέα που έπαιζε τη Λύρα ο ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ορφέας τον δείχνουν με τη Λύρα. Πάντα, ναι. Καταστερίστηκε και αντιπροσωπεύεται από τον αστερισμό Λύρα στον ουρανό. Πλέον. Α, ναι. Αυτό έγινε το 12.000 από τότε. Ναι. Και υπολογίζουν η, τώρα ο αστερισμός Λύρας συνορεύει με το δράκοντα, τον κύκνο και βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο του ουρανού. Υπολογίζουν λοιπόν ότι ο Ορφέας του Ιάγρου έρθει γύρω στο 12.000 π.Χ. Ναι. Γιατί συνέδεσαν το θάνατο του Ορφέα που τον κομματιάσαν οι Βάκχες, άλλο κομμάτιας με εδώ βλέπει. από τις Βάκχες της θράκη ναι. με τον τότε πολικό αστερα Βέγα που ανήκει στον αστερισμό Λύρα του Ορφέως. Από τότε λοιπόν... Σήμερα έγινε το 12.000 π.Χ. το λέει αυτό ο Ιωάννη Πασά. Η ερώτηση είναι που κάνουμε για την πλάκα μα: γιατί ο αστρικό εντόνι έχει ελληνικά ονόματα και δει αρχαία και δει τόσο παλιά. Ναι, Όλα αυτά. Και δεν λέει ε, του Μοχάμετογλου, του. Γιατί οι Έλληνε διδάξαν ένα αστρονόμιο. Αν αυτά. Ναι, μα δεν λέει και ο, στο μύθο του Προμηθέο που έφερε τη λογική στου ανθρώπου το πυρ. Ναι. Ότι εγώ δίδαξα την τα πάντα. Ναι, την ιατρική, την αστρονομία, τα μαθηματικά, όλα λέει. Ναι. Τα δίδαξα στου ανθρώπου. Πρώτα ζούσαν λίγο σαν μυρμήγκια μέσα σε σπηλιέ. Έτσι ναι, αναφέρει ναι, ναι. ο Ισχύλο στον προμηθεά δεσμό τη. Λοιπόν, η ελληνική μυθολογία μα φανερώνει πολλά. Τώρα ξανά ο Βέγκα τη Λύρα ξέρει πότε θα είναι ξανά πολύ κοσταστέρα. Ήταν το 12.000. Είπαμε πριν Χριστού. Θα είναι μετά από 12.000 χρόνια ξανά. 12, 12 θα η. Πάλι... Σε έναν ενίο αυτό, λοιπόν. Δηλαδή. Ακριβώ. Είναι ο κύκλος που κάνει ο ενίο αυτός, που είναι ο κύκλο. Εντάξει. Ναι. Επιπλέον για το 12.000 π.Χ. λέγαν ότι έλειωσαν οι παγετώνε τη Ευρώπη, τότε. Και ότι την ίδια ημερομηνία έγινε η προσέγγιση του ήλιου Σύριου στο ηλιακό μα σύστημα. Αυτό το λέει ο Φουράκης. Ναι. Το 12.000 π.Χ. δηλαδή γι' αυτό έλειωσαν και οι πάγοι. Σύμφωνα λοιπόν με το Φουράκη, στο βιβλίο του Μίξη και Ανακύκληση Ιστορία και Μυθολογία. Μετά την τροπή του ηλίου, περί το 12.000 π.Χ. γεννήθηκε ο Ίον. Δηλαδή, αφού προσέγγισε ο ήλιος Σύριος στον ήλιο μας, που τον με τον Απόλλωνα, ναι. με τον Ίονα λοιπόν, όταν με την προσέγγιση αυτή του ήλιου Σύριου, ολοκληρώνεται η μετάλλαξη των ευγενών ερεχθιδών, θυμάστε που είπαμε ο Εριχθόνιος μετά ο Εριχθέτς, έτσι. Των λοιπόν, ναι. ε? ευγενών ερεχθιδών και των Αργίων, δηλαδή πελασγών, πελοπειδών σε Έλληνας, διότι εκπαιδεύτηκαν από τον Απόλλωνα, επειδή πλησίασε ο ήλιος Σύριος εδώ στη γη. Οι Άτλαντες εκπλάστηκαν από γη ήλιο από πυλό, που λένε ναι. mm. Οι Σπαρτοί αντρε είναι υπό του αστερισμού του δράκοντος προελθόντα ιόντα. Αυτά τα λέει όλα ο Φουράκης, έτσι. Ναι, αυτά θα μας αναλύσουμε ναι. τα αίτια. έχω άτομα που ακούνε τη λέξη δράκος και δρακον και... Τελαίνονται η χαρά τους και θέλω κουβέντα, ακόμα και είναι δέκα ναι. η ώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι κάποτε ήταν ο αστερισμός δράκων πολικό και ήταν και μέχρι το 5000 π.Χ. Ναι. Εντάξει. Η επιδράση λοιπόν αυτού επί των φθαρτών ανθρώπων του πλανήτη μας από εμβιοφόρα η όντα δημιούργησε αυτούς τους Σπαρτούς, τους γήινους. Ναι. Οι, γήνοι. οι γήνοι. Υπάρχουν δύο φίλες στη γη. Είναι η Αδαμική και η Προαδαμική θα πούμε. Α, να πεις αυτά. Θα πούμε λίγα λόγια. Ναι, γιατί ακόμα είναι 10 και εγώ σε κοιτάω στο στόμα. Mm. Κάποιοι έγραψαν εχθέ σε μια ανάρτηση που είχα κάνει από Σοκαλεσμένο. Λέει: Κρεμόμαστε από τα χείλη τη. Οπότε αντιλαμβάνει το κοινό, είναι και ενδιαφέροντα είναι αυτά που λέει. Αλλά πώ θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, Α... Α... Α... αυτό είναι Δεν θα, θα πούμε αυτά. όλα. Όταν πρέπει να φύγει, θα φύγει και. Mm. Ε, δόξα στο Θεό, ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνα, σου <laughs> δεν είσαι για κανένα ξένηση. Μπορούμε κάνουμε εκπομπέ. Κάθε μέρα Λοιπόν ο Φουράκης λέει ότι η γέννηση του Απόλλωνα συμβολεί στην επιρροή επί του ηλίου μας του ήλιου Σύριου ναι. Μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίων Ο οποίος θεωρείται γιος του Προμηθέως ναι. Τώρα ο Δευκαλίων εκτός από γιος του Προμηθέως αναφέρεται και γιος του Μίνωα. Πάμε παρακάτω τώρα Μινοίτες ναι. Λες ο μινοϊκός πολιτισμός ναι. mm -hmm. Και αυτοί πήγανε στην Αμερική και στον Καναδά. Ναι, ακριβώς. Γιος του Δευκαλίωνα... Ωρίστε, που... βλέπεις τι μου λένε τώρα. Τι? Μα τι κάνει; ρε, αποστεί, έρχεσαι εδώ, λες, ανοίγεις τα βιβλία, να σε δέσω εδώ, λέμε, μπας φαινά. <laughs> δηλαδή, ή Μάρντων. Λοιπόν... Γιώργο, στρώστης να κοιμηθεί εδώ απόψε. Εντάξει. Εδώ ε, ε, ε, θα φύγω πρωτού, αλλάξει... Ο, η γιωργο ε, στρωστης να κοιμηθει εδω αποψε ε, ενταξει Εγώ θα φυγω πρωτου αλλαξει η ωρα ειναι Τακτοπούτα. Αυτή <laughs> Ναι. <laughs> ναι, ναι. <laughs> μετά μπορεί να βρικολάκιάσει, <laughs> δεν ξέρει τι <laughs> <η> γίνεται καμιά φορά. <laughs> λοιπόν, για πάμε, Ελένητσα. Γιο του Δευκαλίωνα, λοιπόν, που ήρθε με την κυβωτό του στη γη μετά από μια κοσμική καταστροφή πλημμύρα, ποιο ήταν ο Έλληνα. Εδώ είμαστε τώρα. Και απόγονο αυτού του Έλληνα, ποιο ήταν ο Ήον, ο οποίο μετάλλαξε του κατοίκου Αττική από ευγενή Έλληνα, εκπαιδευτή από τον Απόλωνα. Η διάπλαση, αυτό όλο το κομμάτι είναι από το φουράκι, έτσι. Ναι. Η διάπλαση νοήσεως, της φρονήσεως δηλαδή της νοήσεως, γίνεται με το έμψυχο πυρ. Οι πρωτοέλληνες είναι αυτοί εκ του ουρανίου πελάγους αναφυηθέντες, από άνωσεν δηλαδή. Ναι. Πατριάρχες του των που αφήκθησαν στη γη και διάδοχος αυτού ο Έλλην με το ουράνιο πυρ, δηλαδή από το σπέρμα του ηφαίστου, το ουράνιο πυρ που έπεσε στη γη, ναι. οι βρωτοί, οι θνητοί δηλαδή, οι βρωτοί, οι δοϊκάτικοι, μεταλλάχθησαν ναι. σε μέροπε. Και είπαμε ότι οι μέροπε είναι αυτοί που γίνανε από τη γη αλλά και από τον ουρανό. Από το. Δηλαδή... Ε, ουράνιο σπέρμα. Μπράβο. Ναι. Το πυρ του ηφαίστου λοιπόν είχε δύο φύλλα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε κατ' ότι η γη είναι σπέρματοδοχο. Μπράβο. Δέχεται σπέρματα του ουρανού. Γιογάρα, είχε δεκτεί στο παρελθόν, ναι Λέγε, Το πυρ σαν... του Ιφαίστου λοιπόν είχε δύο φύλλα Μετά τον Πανδύον Έγινε ο διαχωρισμός των φύλλων Σε αρσενικό και θηλυκό ναι. Ο Έλλην είναι ο ή ίσων Να και ο ίσων, η άσων, η ασύς ναι, Όπου ήταν είναι και αφαΐ ναι. ναι, σωστό ναι. Ήταν η επιτάσεις, η τίνη επί, τίνη. επί Όταν ήρθε λοιπόν στη γη Είχε μεταλλαχτεί ο θνητός σε μέροπα Και στην αντική σε αγαθό. Τον Κέκροπα τον παρουσιάζει η διφύη, δηλαδή μισό άνθρωπο, μισό ερπετό. Μετά έγινε η μετάλλαξη αυτή που λέει ότι ήρθε η θεά Αθηνά, ήταν ο Κέκροπας εδώ στην Αττική, βασιλιάς, όταν ήρθε η θεά Αθηνά και έβαλε τους Έλληνες να διαλέξουν το θέλουν, την Αθηνά ή τον Ποσειδώνα. Γι' αυτό υπάρχουν και σκαλίσματα που τον έχουν το μισό με εφίδινο... Μπράβο. Ε, με λέπια και ναι. ε φίδινο σώμα ναι δείχνει υγιήνος δηλαδή το φίδι δείχνει ναι. τη γη που έχει σχέση ναι. με τη γη ε, Θε... διαλέξαν τη Θεάθηνα αυτό η Θεάθηνα με τον Ποσειδώνα δείχνει και τη μάχη των Ελλήνων με τους Άτλαντες γιατί ο Ποσειδώνας θεωρεί το γενάρχης των Ατλάντων Μάλιστα. και η Θεάθηνα των Ελλήνων η Θεάθηνα λοιπόν είναι η νόηση του Θεού των Θεών, η θεϊκή Απόστολος που δημιούργησε το γένος που είχε αποστολή να μεταλλάξει τους γήνους της Αττικής σε ευγενή. και συνεχεία να υποδεχτούν την αναμενόμενη έλευση των Ελλήνων, όπως είπαμε το μύθος του. Και ως εκ τούτου δεχόμεθα την έλευση των εξασίας προερχομένων. Άρα, μα για αυτό τους φέρνουν το, εδώ. Ναι. Για να μα αλλάξουν το σπέρμα, Ακριβώς. το γόνο. Ο μύθος του Εριχνώνιου αυτό μας λέει. Λοιπόν, να σου η... πω κάτι τώρα απλά και απλά. Μήπω οι μεγάλε δυνάμει, η σύγχρονη διαδικασία αυτά τα κολπάκια τα ξέρει και εμεί και γιατί πίνει φραπέ και μα φτιάχνουν αλλιώ. Και μετά λέμε ό,τι έλεγε ο και τα ορφικά και η δάσκα. Κοίτα να δει, οπωσδήποτε όχι, τα, ξέρουν, οξύ, ναι. τα, ξέρουν. Να τα ξέρουν. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουν. Έχουν πρόσβαση στα αρχεία, νομίζω. Νομίζ, είναι δεν είναι τα ρηπαρά γένοι που μα μολύνουν και πάνε να μα αλλάξουν ειρηνικότατα. Γιατί εμένα μου αρέσει να τα γιώνω τα γεγονότα, αλλά είναι γεγονό. Ναι, ναι, Βλέπεις Πιστεύω ότι είναι κάποιο σχέδιο σχέδιο να μα αλλοιώσουν. Να μην είμαστε να, να μην είμαστε εδώ μόνο να κατοικούμε Έλληνε. Ήδη έχουμε αλλοιωθεί, δηλαδή έχουν έρθει τόσα εκατομμύρια. Είμαστε 98%, <laughs> εκατό, έχουμε γίνει 75% και ταξιδεύουμε mm. για το 50%. Λοιπόν, λέει ο Φουράκης συνεχίζει οι ερεχθίδες, είναι το πέμπτο στάδιο μετάλλαξης. Oh. Ερεχθίδες, πέμπτο στάδιο μετάλαξης αγαθή. Έκτο στάδιο είναι οι ευγενείς, το έβδομο στάδιο είναι οι Έλληνες. Αυτά τα λέει ο Φουράκης, έτσι είπαμε, μέχρι τώρα ήταν αυτά που έλεγε ο Φουράκης. Αυτά είναι στάδια ανόδου. Mm, ναι, ανώδο, εξελίξεως. Έχουν σε με, με τα 7 στάδια κουνταλίνες και τα... Ναι, είναι τα 7 στάδια... ναι κριβός κριβός ναι, πιστεύω ότι έχει σύνδεση. Μες. Ο πόλεμος λοιπόν Ελλήνων και Αντλάντων συμβολίζεται με την τιτανομαχία γύρω στο 9000 π.Χ. Που βυθίστηκε και η Ατλαντίδα τότε, υπολογίζουν. Ναι. Τώρα η γιγαντοματική από αντιστοιχή. Αντιστοιχή γύρω στο 2800 Πρω Χριστού, 800, 2.700, κάπου εκεί, ναι. που εκδιώχθη από πολικό αστέρι ο αλφα -δρακώνης. Μέχρι τότε ήταν ο Δράκον, ο αστερισμός του Δράκοντος, Πολικό Παροβάλανε αστέρι. αλφα Αλφα-Δραγόνη. αλφα -δρακώνης λεγόταν το πολικό αστέρι. Ήταν στον αστερισμό του Δράκοντος το πρώτο άστρο, λεγόταν ναι. Αλφα-Δραγόνη. Ναι. Ή Θουρμπάν. Λεγόταν και Θουρμπάν. θουρμπάν. Ο και θουρμπάν. Ο δράκοντας τη φόνη από το Θεό Ήλιο, όταν αυτός μπήκε στο ζώδιο του Κρύου, το 2700 π.Χ. Έγινε λοιπόν πόλεμο στον ουρανό. Αυτό συμβολίζει ο Απόλλωνας που σκοτώνει τον Πίθονα στους Δελφούς και όλοι οι ηλιακοί ήρωες όπως ο Ιάσον, όλοι αυτοί που σκοτώνουν δράκον. Και ο Άγιος Γεώργιος. Ο Άγιος Γεώργιος φυσικά. Ναι. Ε, αυτό δείχνει ότι νικηθηκε ο δράκος. Μετά την καταστροφή, λοιπόν. Αυτή που έγινε, έγινε πόλεμο, στη θέση τη Δοδόνη ω ομφαλού τη γη την πήρε η Αίγυπτος. Και η Δελφή. Έχει γράψει ο Θεόδωρο Αξιότι, γι' αυτό κτίστηκε και η μεγάλη πυραμίδα με τι δύο μικρότερε τότε. Ναι. Αλλά γιατί χάσκε λοιπόν η γνώση. Μα τα αναφέρει όλο ο Λοπλάντο στον Τίμεο και Κριτία. Ότι καταστράφηκε. Αλλά η Αίγυπτος δεν κατεστράφηκε. Διατηρήσαν τα αρχεία και τα είπαν στο Σόλωνα. Δηλαδή είπαν η ιεροί στο Σόλωνα. Όταν είχε πάει στην Αίγυπτο, ότι γίναν πολύ κατακλεισμοί. Διότι κάποτε ο Φαέθων, ο γιος του ήλιου, είπαμε άψυρτος Φαέθων, αφού έζεψε τον άρμα, το άρμα του πατρός του, επειδή δεν κατάφερε να το οδηγήσει καλά, κατέκαψε οτιδήποτε βρισκόταν πάνω στη γη και τελικά σκοτώθηκε από κεραυνό. Τα λέει αυτά στον Τίμη, ο Πλάτονα. Επιπλέον το ανέφεραν λοιπόν οι ιερεί, όλο το μύθο τη Ατλαντίδος την εκστρατεία των Ελλήνων εναντίον τη. Όπου ευηθήστηκε η Ατλαντίδα, αλλά ευηθήστηκε το εξτρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Αυτό είναι το κακό. Γύρω στο 9.000 π.Χ. Αυτό αντιστοιχεί λοιπόν στην Τιτανομαχία, γιατί οι Άτλαντες λεγόντουσαν και Τιτάνε. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Πλάτων συσχετίζει το μύθο του Φαεθοντος με τι καταστροφικέ πλημμύρε που έπληξαν τη γη και παράλληλα με τη βύση της Ατλαντίδας. Πότε έγινε, είπαμε, γύρω στο 9.000 π.Χ. 11 από τώρα. Εκεί και ο Χάνκο, ο Μπομποβάλ και κάτι άλλο. Ναι. Εκεί το πάνε. Ο πλάτων λοιπόν μα εξηγεί ότι η ιστορία του φέθοντο δεν είναι μύθος αλλά έγινε μια παράλλαξη όλων των ουρανίων σωμάτων γύρω από τη Γη. και μια μεγάλη καταστροφή. Ό, όταν ήταν στην επιφάνεια της γης καταστράφηκαν. Ο Κωνσταντίνος Κουτρουβέλης στο βιβλίο του «Η Αναχρολόγηση της προϊστορίας» με βάση αστρονομικές πληροφορίες αρχαίων συγγραφέων πιστεύει ότι ο κατακλισμός του Ογίγη έχει σχέση με το μύθο του Φαέθοντα που συνέβη γύρω στο 9.000 όταν ο κομήτης Φαέθον εισέβαλε στο ηλιακό μα σύστημα. Έτσι έλειωσαν του στους πόλου. Ανέβη και θερμοκρασία. Τώρα κοίτα να δει, Εγώ συνδυάζω. Με ο... τη σημερινή ορολογία Και αυτό με αυτό λέγαν... που λέει ο Φουράκης ότι τότε πλησίασε ο ήλιος ήριος και λιώσανε οι πάγοι. Πριν που είπες ότι άλλαξε η θέση των πλανητών, πώς άλλαξε η θέση της γης και βλέπανε Όχι, πάνω... κάποιος εισέβαλε, δηλαδή σκόπιμα εισβάλλανε yeah. για να πολεμήσουν τους Άτλαντες. Ήταν εισβολή, δηλαδή ο κομίτης Φαέθων, δεν είναι κανός κομίτης Φαέθων. Πιστεύω ότι ήταν... Εισβολή. Ε, ναι, τον, ε, για να πολεμήσουν τους Άτλαντες, που βυθίστηκε η Ατλαντίδα, αλλά και το εξτρατευτικό σώμα των Ελλήνων αρχηγός ήταν, λέει, ο Φαέθων. Ναι. Να το, βγαίνει. Ο φως, Μπράβο. Έλειωσαν τότε οι πάγοι της Βορειοανατολικής Ευρώπης και έγινε κατακλυσμός. Με αποτέλεσμα να μετακινηθεί ο άξονας της γης και Α, να μπράβο, αυτό στη σημερινή του θέση, τη ναι. Λοξή. Πρώτε ήταν κατακόρυφα. Άρα βλέπανε και το ουράνιο σεντόν διαφορετικά τις Ακριβώς. θέσεις. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Τότε κτίστηκε και η Αθήνα σύμφωνα με τους Αιγύπτου Ιερεί. Ο Πάτροκλος λοιπόν καμπανάκι στο βιβλίο του. Η πρώτη του κατακλυσμού στην κοινωνία των δύο κόσμων για τη Ατλαντίδος έχει γράψει ότι η αιτία, να αυτό που λέμε, η αιτία τη κατακριμνήσεω του Φαέθοντος ήταν η διτανομαχία. Δεν έπεσε έτσι ο Φαέθον. Γινόταν ναι. πόλεμο, ο καταστροφικό πόλεμο μεταξύ Ελλήνων και Ατλάντων. Γράφει λοιπόν, Τότε του κράτος του Κρόνου, δηλαδή Ατλαντή, κατεστράφηκε και ανεδείχτη ισχύ του Διό και των Ελλήνων ναι. μετά την καταστροφή τη Ατλαντίδο. Ναι. Αναφέρει επίση ότι μεταξύ του Άριο και του Διός υπήρχε ένα πλανήτη. Mm. Και αυτό τώρα το έχουν βρει και με τη μέθοδο Μπώντο. Ότι πράγματι μεταξύ Άριο και Διός υπήρχε ένα πλανήτη. Τότε. Εξ... Ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Όχι, ο οποίο εξεράγει. Υπάρχουν τώρα αστεροειδεί. Mm. Έχουν yeah. μείνει υπολείμματα. Και οι αστεροειδεί λοιπόν που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι από αυτόν τον πλανήτη που κατεστράφει. Βρήκανε λοιπόν με τη μέθοδο αυτή Μπώντο ότι πράγματι υπήρχε ένα πλανήτη. Και τώρα ο αρχαιολόγος Τσόρτσουαρ, το οποίος ήταν και αξιωματικός του Βρετανικού στρατού στην Ινδία, βρήκε στη λάσα κάτι στίλες, που αναφέρουν ότι υπήρχε ένα άστρο με το όνομα Μπάαλ, όπου έπεσε όπου σήμερα υπάρχει μόνο θάλασσα, γεγονός που προκάλεσε τον καταποντισμό της υπηρού πριν από 12.000 χρόνια. Yeah. Επιπλέον ένας γεωλόγο ο Οτο Μουχ, Πιστεύει ότι η καταστροφή της Ατλαντίδας συνέβη γύρω στο 9.000 π.Χ. όταν ένας πλανητοειδής έπεσε πάνω στη γη, ο οποίος είχε διάμετρο 10 χιλιόμετρα. Τώρα πλανητοειδής ήταν, μητρικό σκάφος ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, κάτι πάντως έπεσε πάνω στη γη και έφερε την καταστροφή της Ατλαντίδας. Τότε τι συνέβη. Ο Νότο έγινε βοράς και η στον πόλο. Έγινε πλημμύρα μεγάλη. Και αυτά μας τα πληροφορεί και ο Πάπηρος Χάρης στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον γάλλο ερευνητή Σαρού. Ε, επιπλέον, είπαμε, τα ειδικά κείμενα αναφέρουν ότι πολέμησαν οι Ιλίακοι με τους, με τους ελληνιακούς. Ο Λουκιανός, που έχει γράψει στο βιβλίο «Πάλι αληθινή ιστορία», μας περιγράφει mm. το ταξίδι του στη Σελήνη μετά από 8 μέρε. Και κάπου... λέει, άμα πάτε μπορεί, αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα και ναι. κάνει ότι το λέει παραμύθι. Και με πόσο με πλοίο, κι αυτός πήγε. Και πόσου συντρόφου είχε, 50. Και αυτό. Όπω οι Αργωνάστε, ναι. Εν συνεχεία περιγράφει την Λιχνόπολη που υπολογίζουν ότι είναι ο Σύριο μεταξύ των Πλοιάδων και των Ιάδων. Καθώ επίση τον πόλεμο μεταξύ των κατοίκων τη Ελλήνης και των Ηλιακών. Και αυτό τα ίδια λέει. Που είχαν αρχηγό του ποιον, οι Ηλιακοί. Ποιον είχαν, Εδώ θα το βρει εσύ. Να δω αν προσέχει. Περίμενα να σου βάλω ένα τραγούδι. Διαβάσαμε αυτόν. αυτόν. Βέβαια, άμα δεν περάσει εξετάσει, θα σταματήσω να κάνω αδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε με χειμωράκι, με την κυρία Ζωγραφίδου την λαγιού την ελένη, φίλη μα. Άγνωστοι επισκέπτε, και αυτοί που μπαίνουν μέσα που είναι άγνωστοι επισκέπτε, καλό είναι να ακούνε για να τα λένε στα προγράμματά του. Πατάνε εκεί ένα κουμπί και Μπορούν να πάνε καβάλας ανεβαίνοντας δεξιά στην εσοχή μόλι πια το ίσομα. ή απ' την ιερά οδό προς τα φανάρια αριστερά ή ανεβαίνοντας τη βεσιλή σοφία δεξιά. Στέλνπε του 14.00, Αγνώση Επισκέπτε, Ελληνίδακιου, ζωγραφίδου. Με βρίζουν οι φίλοι μου από την Αυστραλία. Μου στέλνουν οι νήμαν, λέει. Ρε Γιώργο, μα Ισχάνη, λέει και ξενυχτά με αυτέ τι εκπομπέ και λοιπά. Να τι σταματήσω, παιδί μου. Αγόρι μου, εκεί όλη η παρέα μεγάλη, παιδι, Μόκτος, ο Δημόκτο, ο Βιογέννη, ο Θόδωρο, όλα τα παιδιά εκεί κάτω. Έχουμε μεγάλη παρέα στην Αυστραλία, πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Ένα, όπω και στην Κύπρο. Παρόλε τι τραβέ που γίνανε από άτομα που στερούνται λιθίου και προτείνω να του πάρετε μπαταρίε λιθίου, έξυπνε μπαταρίε για δώρο, αγαπητοί φίλοι, τα Χριστούγεννα τώρα που έρχονται εορτέ. Μπα και συνέλθουν λίγο, γιατί δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Ανεβαίνοντα καβάλα, δεξιά μπορούν να πάνε, ή όπω λέει ο Μίτσο, το ξέχασα αγοράκι μου, με συγχωρεί, σκουφά 42, το ισόγειο είναι πλήρε. Πρώτο, δεύτερο όροφο. Ο τρίτος έχει κάτι δωμάτια με τα μανίκια πίσω που μπαίνουνε, τα άσπρα. Λοιπόν, να πω στους φίλους ότι μέσα στη δωμάδα θα έχουμε πολιτικό-κοινωνικού σχολιασμούς από το φίλο μου το φάιλο τον Κρανιδιώτη και περιμένω, το θεωρώ βέβαιο αλλά κατά μια φύλαξη έτσι για να μην λέμε ότι να είναι. Μίλαγα χτες με το φίλο μου τον Σπύρο το Χατζάρα... Ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει μια εκπομπή την εβδομάδα εδώ να σχολιάζει την επικαιρότητα που με τον τρόπο ε, που μόνο αυτός ξέρει γιατί έχει σταματήσει και τις εκπομπές του από το άξις ε, η Σκουφά με ρωτάνε αν έχει εσοχή η Σκουφά. Μίτσο είναι γωνία η Σκουφά δεν είναι εσοχή είναι απάνω ο μόλις πιάνει ευθεία εκεί στο χαϊδάρι δεξιά. Λοιπόν Με κοιτάει, Ελένη, τώρα σου λέει τι λέει το άτομο. Λέ, τι ναι, Έχω έρθει από την Ατλαντίδα. Εγώ και έχω δικού μου κωδικού. Τι λέει από την μου. Ατλαντίδα. Ε, βέβαια. Η νέα τάξη πραγμάτων ονομάζεται Νέα Τλαντίδα Σοβαρά. Ε, βέβαια. Δεν το ξέρει. Πάνε να βιώσουν οι Άτλαντε στην αυτοκρατορία του. Ε, ναι, λέει είναι σοβαρό. Λέει, γιατί περιμένετε τη το σειρά του. Εμεί εκείνανται τώρα χωρί την πλάκα τη μεγάλη. Εσύ είσαι πολύ παλιά. Στο κουρμπέτι τη αναζήτηση και του εναλλακτικού χώρου όπω και εγώ, και ξέρει ότι η ψυχαστένεια κυκλοφορεί ελεύθερα και ψηφίζει κιόλα. Κατάλαβε τι γίνεται, ε? mm. Περιλέμια δεν κυκλοφορούν γιατί τα pet shop δεν πουλάνε τέτοια περιλέμια. Τι λέει. Ε, είδε τι λέω, ε? Ότι μου κατέβει. Έχω... Όλα τα είπε εκτό από τον αρχηγό των Ηλιακών. Ποιο ήταν Δεν θέλω να κάνω εγώ το γνώστη του βράδυ, να το πει εσύ αυτό Αφού το παμε και πριν. <laughs> Λέει τώρα πάμε παγιδεύσεις με εκθέσει το κοινό μου. <laughs> Λαλάκεις αγόρι μου Καναδά. Καναδάς. Καλησπέρα στον Καναδά, καλημέρα στην Αυστραλία. Χαμός γίνεται. Πόσες ώρες έχουμε την Αυστραλία. Ε, πρέπει να είναι δέκα και μισή και εφτά ξημερώματα. Τα Ξημαρώ. 7-8 ώρες νομίζω είναι με το καινούριο. Mm. Μάλιστα. Με τη η Πάντα θυμάμαι και... ότι τα η αλλαγή του χρόνου γενικά γίνεται πρώτα στην Αυστραλία. Έξι μήνες διαφορά στο καιρικό συστήμα ναι, έχουμε. Έτσι. Εντάξει, τώρα που μπαίνει χειμώνας εδώ και... ναι. πάει η άνοιξη. Μάλιστα. Λοιπόν. Αιτία του πολέμου λοιπόν είπε ο Λουκιανός. Πολεμούσαν οι ηλιακοί με τους Ελληνιάκου, Ο αρχηγός των ηλιακών ήταν ο Φαέθων και αιτία ήταν γιατί. Γιατί οι κάτοικοι της Ελλήνης απίκησαν τον πλανήτη Αφροδίτη. Άκου να δεις. Τα λέει αυτά ο Λουκιανός, ε. Ναι, ο Παραμυθάς. Ε, συμπέρασμα. Πριν 11.000 χρόνια συνέβη τη τανομαχία, Βυθίστηκε η Ατλαντίδα να. και συμπίπτει, σύμφωνα με όλους τους προηγούμενους ερευνητές, με τον κατακλυσμό του ο γη και τον Φαέθοντα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Τώρα, ο μεγάλος αυτός κατακλυσμός, φαίνεται επειδή καταστράφηκαν στη γη πολλά πράγματα... Γίναν μεγάλες καταστροφές Έχει διασωθεί σε όλες τις φυλές του κόσμου Μάλιστα. Έχουμε το, την ιστορία Με το Δευκαλίωνα και την Πύρα Εδώ στην Ελλάδα ναι. Έχουμε την ιστορία του Κιγκλαμές Με τον Ουναμπιστήμ Ου, Στη ναι. Σουηδία ναι. Στη Σουημερία Σουηδία θα πάψει να πάψει Σε <laughs> λίγο θα λέγεται Μοχαμετία ε, Έχουμε λοιπόν Στη χριστιανική θρησκεία του Νόε, Την ιστορία του Νόε έτσι. Ναι. Στα κείμενα λοιπόν των Σουμερίων στο έπος του Γκίλγκαμες Γκίλγκαμες που ναι. χρονολογείται γύρω στο 4000 και έχουμε oh. επεισόδια γύρω στο π.Χ. αναφέρεται ότι ο σοφός ήρωας ο Γκίλγκαμες χάραξε σε μια πέτρα την ιστορία του μεγάλου κατακλυσμού και τη φυγή των θεών στους ουρανούς. δηλαδή πρώτα οι θεοί ότι ήταν εδώ στη γη πριν την καταστροφή φύγανε οι θε ο Θεός Εα, έτσι ονομάζεται, το Θεός Εα, ο οποίος αντιστοιχεί με τον Προμηθέα που ειδοποίησε το Δευκαλίωνα, ο Θεός Εα ειδοποίησε τον Ούτε Ναπιστήμ, έτσι γράφουν οι Σουμέριοι, για τον επερχόμενο κατακλυσμό. Και ότι έπρεπε να φτιάξει ένα πλοίο και αυτός με όλα τα ζώα μέσα και τους σπόρους για να τους διασώσει. Τι σα θυμίζει αυτό. Ναι. Ο Γκυγγλγαμές λοιπόν ξεκίνησε να φτιάχνει αυτό το πλοίο με τι. Και είχε και αυτό πλήρωμα 50 άντρε. Τι μα θυμίζει αυτό, Του αργονάφτε. Αυτό το 50 τώρα πώς έχει κάτσει και δεν είναι 49, σε όλα τα έπει, mm. ή 55. Είπα, Μείνει η τροχιά του Σύριου Β γύρω από τον Σύριο Α σε 50 χρόνια. Τελεία, πάμε. Ξεκίνησε λοιπόν να πάει ένα μακρινό ταξίδι για να σκοτώσουν το δαίμονα Ιδράκο Χουμπαμπά. Όπω ο Ιάσονας πήγαινε να σκοτώσει τον Δράκο, αυτοί πήγαν να σκοτώσουν το δαίμονα Χουμπαμπά ναι. που φύλαγε το δάσο των Γκέρδρων. Mm. Ένα παρόμοιο γεγονό αναφέρεται στα ορφικά όπου έχουμε λοιπόν την αργοναυτική εκστρατεία πάλι με 50 άντρε πλήρωμα, ναι. με αρχηγό τον Ιάσονα που ξεκίνησε να σκοτώσουν το Δράκο που φύλαγε το χρυσό δέρας. Δηλαδή παντού υπάρχει ένα δρακούλης. Μπράβο, και στην αποκάλυψη έχουμε ένα δρακούλη του Ιωάννη. Έχουμε και εκεί δράκοντα, στο κεφάλαιο 12 που λέει. «Σημείον μέγαν το ουρανό, γινεί περιβεβλημένη τον ήλιο και τη σελήνη και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Ζωδιακός, έτσι. «Και αν γαστρή έχουσα έκραζεν βασανιζόμι τεκίν». «Τότε παρουσιάζεται άλλο σημείο στον ουρανό. Ένας δράκοντας, πυρός, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα και σέρνει με την ουρά του το 1 τρίτων των αστέρων και τους ρίχνει στη γη» λέει αποκάλυψη και ήθελε να φάει το τέκνον που θα γεννούσε η γυναίκα η γυναίκα γέννησε άρενα ο οποίος με λυπημένει όλα τα έθνη μετά ο Ιωάννης μας αναφέρει τον πόλεμο που έγινε στον ουρανό με το Μιχαήλ και τους αγγέλους του που πολέμησαν με τον δράκοντα και τους δαίμονες και το, τον έριξαν στη γη Το δράκοντα mm. το δηλαδή ό,τι έχουν γη. για πέταμα το πετάνε εδώ το Αφού το λοιπόν νίκησαν το δράκοντα και τους δαίμονές του τους έριξαν κάτω στη γη Αλλά και στη γη αργότερα οι άνθρωποι νίκησαν τον δράκοντα Χάρη στο αίμα του αρνίου Του ο... αρνίου? Ναι, του αρνίου Το αίμα του αρνίου Θυμάσαι το κρυό του αρνίου Καλά, συμβολίζεται ο Χριστός, έτσι, το αίμα του αρνίου που σταυρώθηκε Άρα το αρνί παίζει ένα ρόλο εδώ στα ε, δε... σύμβολα Ναι Έτσι, ναι, ναι δηλαδή... Ο αμνός ο αμνός Αρχαίος... Αμνός αμ, αμ, νομίζω θα πει με τη γραμματοσυρά ε, ε, ανάλυση το όν το άλογο είναι το όν είναι νομίζω ο όφης ο αρχαίος λοιπόν κατέβηκε ανάμεσα στους ανθρώπους πολύ θυμωμένος και γιατί γνωρίζει ότι λίγος καιρός το απομένει. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα γεγονότα αυτά απαντώνται κοινά σε όλες τις αρχέ μυθολογίες ναι. και στη χριστιανική θρησκεία. Δηλαδή ότι Ακόμα και στην Αίγυπτο έχουμε τον κόκκινο δράκο, τον τσέθη, τη φώνα. Ναι. Που καταδιώκει την Ισίδα που θα γεννούσε και αυτήν τον όρο. Και το εθνικό σύμβολο των Κινέζων είναι ο Δράκο. Ο Δράκο. Οι Δράκοι μαζευτείγανε, έτσι. Και φωνεύεται λίγο. Έτσι, λοιπόν... Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην Αίγυπτο ο Δράκο φωνεύεται από τον Θεόρο. Τον γέννησε Ισίδα, έτσι. Ο οποίο είναι ο Απόλονα. Και ο Απόλονα δολοφόνησε έναν Δράκο στου δελφού. Τον πίθωνα, έτσι. Ναι. Mm. Γιατί τον δολοφόνησε Γιατί Και ο να καταδίω και τη λιτότη τη μάνα του να τη σκοτώσει ναι. Άκου τώρα Λέγε. Άκου. Η αποκάλυψη λέει ότι η γυναίκα Ήταν να γεννήσει τον Άρενα Και την κυ... κυνήγαγε ο Δράκος Βλέπουμε στην Αίγυπτο Ότι ο Δράκος καταδιώκει Ο Σετ Στιφόν, καταδιώκει την Ισίδα Που τον Όρο ναι. Και βλέπουμε ότι και... Ξέραν και... ότι είναι εδώ, Άρεν εδώ πέζει αυτό ναι. έτσι. Και ο Απόλλωνας, λοιπόν, το, τη μάνα του Απόλλωνα την καταδίωκε και ο δράκος Πίθων, ο Πίθων που τον είχε βάλει Ήρα, ε, για να μην τον γεννήσει. Ναι. Να, τον, να σκοτώσει τη λιτό. Ε, και εγκυμονούσα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν γεννήθηκε μετά ο Απόλλων και σκότωσε τον Πίθωνα. Δηλαδή εδώ νομίζω λέει ότι βγήκε το φως και επικράτησε αντί το σκότος, εγώ έτσι yeah. το ερμηνεύω. Η Λιτό λοιπόν είχε πατέρα τον Τιτάνα Κίο Υπόλο, έτσι, yeah. να το θυμόμαστε. Αυτό. Yeah. Ο Ρόμπερτ που Τέμπλιν στο βιβλίο του, ο Άγνωστο Σύριος, μας πληροφορεί ότι οι λέξεις Έλου, Σου, Ασάρ, Όσυρις είναι ονόματα του θεού Μαρδούκ, του αρχηγού των Ανουνάκη. Μαρδού. Μαρδούκ. Είπαμε για του Ανουνάκη, πριν με τον κυγκλαμές, το πλήρωμά του είναι η Ανουνάκη, ναι. έτσι, που σκότωσαν τη Δράκεν Ατιαμάτ, που αντιστοιχεί στην Ατλαντίδα. Ναι. Οι Έλληνε λοιπόν, οι Ιλιακοί, νίκησαν τους Ατλαντές πάλι, μας λέει ο Πλάτων, ναι. και η Ατλαντίδα βυθίστηκε. Το γεγονός λοιπόν αυτό, η νίκη των Ελλήνων εναντίον των Ατλάντων, συμβολίστηκε με τη νίκη του Ιλιακού Θεού Απόλλωνα, με την Ένα... νίκη του φωτός, έναντι του σκότους ναι, έναντι των δυνάμεων του σκότους και του χάος που συμβολίστηκαν με τον δράκο, πίθωνα, τυφώνα. Τα γεγονότα αυτά έγιναν πριν χιλιάδες χρόνια, αλλά διατηρήθηκαν συμβολικά μέσα στους μύθους. Δεν ναι, μου λες. ναι, εγώ έχω μια πληροφόρηση από αυτά που ναι. διαβάσει, ότι σκέψε το αντιθμίσια. Κάναμε εκπομπή για τους Ανωνάκη, Ελένη 1989-1990 στο Τζερόμο Γκρούβι πριν 30 χρόνια. Για yes, σκέψη. Και θα Είσαι τη βρω τον κορυφαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το λέω για αυτό. Όχι, μάλιστα. Το μάς. λέω ότι επιμένουμε 30 χρόνια και ναι. δεν μα βγήκε σε κακό. Μόνο οικονομικά και αυτό είναι άλλο <laughs> κομμάτι, δεν μα αφορά στην παρουσιαφάση. Λοιπόν, έχω διαβάσει για του mm. Ανουνάκη ή λένε ότι η εμφάνισή του πάει 600.000 χρόνια. Μου mm. Τι 250.000 χρόνια. Έστω. Ε, 500, α ναι, πούμε, ναι, με Ναι, ναι και ναι. βρήκανε λέει εκεί στην περιοχή των Σουμερίων, Τίγρη, Εφράτη κλπ. που βλέπουμε όλα ναι. τα γεγονότα στην ιστορία είναι και, και τώρα ακόμα τα ντου εκεί γίνονται. Mm. Ε, ότι υπήρχαν κάτι πλάκε, οι οποίε είναι στο Βρετανικό Μουσείο, αυτά τα διεθνή κλεφτρόνια και αναπαρίσταται οι, οι κώδικε του DNA. Μάλιστα. Εάν δεν το γνωρίζεις Στο λέω με την έννοια Το έχω ακούσει από ερευνητές Και το έχουμε πει στον δύο, δύο χρόνια Να το ψάξουμε Παύλα να το ψάξεις και εσύ Ως μουσείο Και λοιπά και ναι, ναι, Να ναι. το βρούμε Γιατί έχω εγώ και ένα βιβλίο Ευρετήριο Αντικέρα από τη Νέα Υόρκη Όπου στο τέλο Αυτό είναι το 65 έκδοση mm. Για να σου καταλάβεις όλα τώρα, για αυτό το είπα του 65 έκδοση, εβραϊκή έγκλωση, το σημειώνουμε. Ναι. Και λέει ότι η πρώτη πολιτισμή στον πλανήτη γη είναι η Ανουνάκη, mm. αναφέρει μετά κάτι άλλα και τον ελ, ελληνορωμαϊκό πολιτισμό έτσι το αναφέρει, το πάει στο 300 πρό. Για να δεις ότι ακόμα και σήμερα το σύστημα αντικείρει είναι έτσι αλλιώς το μέσα στα κόλπα κατεβάζουν την ελληνική αντίληψη ενώ τα κείμενα κατεβά... λένε άλλα ναι. έτσι, γι' αυτό το πάω ως παρένθεση εξάλλου το DNA μοιάζει με το κηρύκειο του Θεού Ερμή η αντίστροφη αυτή Α, ο πάνω στου ελφούς αν το δουν και στα ψηφιδοτάκια Α, που υπάρχουν μετάξει, έδειχνε την πειράργα του Ιφαίστου σε μια αρχαία αγιογραφία που είδα την έχω και στο βιβλίο μου οι αργονάστε επιστρέφουν ε, λοιπόν και είναι ίδια με τη σχηματική, με τη γραφική σχηματική αναπαράσταση που έχουν οι ντόγκων για το σύστημα της τροχιάς του σύριου βίτα γύρω από το Σύριο α. Έχει ακριβώς mm. το ίδιο σχήμα με, mm. το, με την πυράργα του υφέστου και το κυρίκιο. Δηλαδή, είναι τα αντίστροφα ε, φίδια που είναι και η ποιμαντορική ράβδος τώρα που κρατάνε οι δεσποτάδες είναι ίδιο με το uh, μπράβο, με τα δύο φιδάκια. Ναι, τα δύο φιδάκια αυτά. Ε? Ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα λοιπόν έχουν το συμβολισμό του. Απλά όλα... ο πιστό που πάει είσαι στην εκκλησία, ή στου ναού, ή όπου πήγαινε, δεν είχε ιδέα. Όπω δεν έχει μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, έχουν Δυστυχώς. διατηρηθεί ε, πολλά. Τα σύμβολα. Ναι, ακριβώ τα σύμβολα. Λοιπόν, ε, αυτό να κρατήσετε σαν γεγονό για να μην μπερδευόσαστε ότι η νίκη του Ηλιακού Θεού έναντι των δυνάμεων του Σκότου και του Χάου συμβολίστηκε με το δράκο πίθονα που σκοτώνει. Αυτά γίνανε πριν χιλιάδε χρόνια και αντιπροσωπεύουν του Έλληνε σαν τον ηλιακό ήρωα Περσέα, Πόλονα, Ιάσονα, Ηρακλή. Όλοι αυτοί σκοτώσανε που νικάνε το δράκο, το τέρα, ναι. το σκοτάδι. Πα αντιπροσωπεύουν ένεκα τη διαφθορά του οι Άτλαντε. Ένεκα λοιπόν του υψηλού πολιτισμού που υπήρχε. Ο πόλεμο ήταν κοσμικό και δεν αφορούσε μόνο τη Γη αλλά και το διάστημα. Δεν έγιναν εδώ οι πόλεμοι, γίνανε και ψηλά στον ουρανό, έτσι. Οι οποίοι υπάρει, το στα γλυπτά του Παρθενόνα. Στη μετώπη. Στην Α, και αυτό είναι σαν ταινία, μου το γυρω γύρω-γύρω. Είναι σαν ταινία, Τα ξυλώσανε και δείχνει ναι. να πολεμάνε οι Έλληνε Θεοί Ολύμπιοι με του γίγαντε οι οποίοι είναι από τη μέση και κάτω ερπετά. Μπράβο. Υπάρχει. Ναι, ναι. Μπορούν να το δουν αυτό. Ναι. Και για το λόγο αυτό, η Βασίλισσα την εποχή του Έλληνα που τα άρπαξε όλα, τα διέλυσε και τα πήγε εκεί. Στην Αγγλικάνικη Εκκλησία, στο τέρμα του οδού φιλελλήνων Αν μπει κανεί ναι. από το πεζοδρόμιο Πριν πάει στην κυρία Ισοδό μέσα και κάνει δεξιά Στην αυλίτσα που έχει στη γωνία Έχει μια μαρμάρινη πλάκα εκεί που έχουν βάλει Και είναι ευχαριστίες του στέματος στο Κλευτρόνι Στο Κλευτρόνι Βέβαια Τα λέμε πάλι. για να είναι κατάγεγραμμένα από τη φύλη και για να πάτε να τα δείτε Δηλαδή υπάρχουν ναι, Αλλά δεν τα ξέρουμε Καταλάβατε έτσι, μπράβο. Πριν λίγα χρόνια είχα δει στην τηλεόραση Ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε επιστήμονε, Οι οποίοι κατέληξαν ότι η γη μας Και το ηλιακό μα σύστημα Δημιουργήθηκε πριν Πολλά χιλιάδες Εκατομμύρια, εκατομμύρια χρόνια ναι, τέλο πάντων. Όταν ο εισβολέας Νιμπίρου Έτσι τον λένε Πλησίασε τη δράκη να τη αμάτ Και την κομμάτιασε έτσι πιστεύει, είναι τα Σουμεριακά που λένε. Η Γη και οι άλλοι πλανήτε προήλθαν από τα κομμάτια τη Τιαμάτ που διασκορπίστηκαν στο διάστημα. Δημιουργού του ανθρώπου θεωρούν του σαν ουνάκι. Mm. Οι οποίοι προσγειώθηκαν στη Γη και πριν 450.000 από τον Ιμπύρου. Έτσι λέει. Αυτοί δημιούργησαν πολιτισμό. Εκεί προσγειώθηκαν. <χεχε> Αυτοί που δημιούργησαν πολιτισμό πρώτα στον Άρη και μετά στη Γη. Δημιούργησαν όμω του Άτλαντε σπαρτού με τα δότια τη που Δηλαδή αυτό που κομμάτιασαν τη Τιαμάτ. Ναι. Αυτοί ενώ στην αρχή ήταν καλοί οι Άτλαντες μας λέει ο Πλάτων, μετά διευθάρισαν, διότι έπεσε ο χρόνο επάνω τους. Οι Κρόνοι δηλαδή οι δαίμονες αυτοί και του επηρέασαν. Και από εκεί που ήταν καλοί διεφθάρισαν. Ναι. Και θέλαν να υποτάξουν όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Θεόδωρα Αξιώτη, αναφέρει στα βιβλία του, Αργό και τα λοιπά, πέρασαν από το Δίαυλο της τρίγα. Οι Άτλαντε είχαν αποκτήσει υψηλή τεχνολογία με αποτέλεσμα κομματιάσουν τον Όσυρι που αντιστοιχεί στο Σύριο Β. Έτσι κομματιάστηκε δηλαδή ο Όσυρι. Σύμφωνα με τον Θεόδορο Αξιώτη. Αντιστοιχεί στο γεγονό που ο Κρόνος ακροτηρίασε τον ουρανό. Ο Κρόνος δηλαδή. Ακροτηρίασε τον ουρανό. Μα λέει η μυθολογία ότι ο χρόνο ακροτηρίασε τον ουρανό. Ναι. Ο Αξιώτη λέει ότι αυτό μπορεί να συμβολίζει. Ότι τότε είχαν πολύ ψηλή τεχνολογία, οι Άτλαντες, ε, πέρασαν από το διάβλο της Στίγας, τότε ακόμα υπήρχε η δίωδο αυτή, μετά την κατέστρεψαν οι Ολύμπι για να μην μπορούν να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Και ανατύναξαν το Συριοβίτα. Λοιπόν, η έχεις η... καλησπέρα και πολλές ευχαριστίες από το Σίδια, την Αυστραλία, από μια παρά μεγάλη, όπως ο φίλο μου ο Δημόκριτος σ έχουν αισθηθεί ενώ είναι χαράματα εκεί και σε ακούτε και βλαβικά. χαιρετώ, να είναι καλά. Ευχαριστώ. Πάμε. Οι Ελλοί που διασώθηκαν με την κυβωτό του ήρθαν στη γη. Λοιπόν, κατεστράφει ο Σύρος, αλλά διασώθησαν. Δηλαδή, και ήρθαν με την κυβωτό του εδώ στη γη. Κατέστρεψαν τη γη, η Ατλαντίδα και όλε τι απικίε των Ατλάντων. Θυσίασαν όμω το εκστρατευτικό του σώμα που συμβολίζεται με το Φαέθοντα, έτσι. Ναι. Ο πόλεμος ήταν κοσμικός με αποτέλεσμα μεταβληθεί ο άξονας της γης και να επέλθει ο κατακλυσμός πριν 10.000 περίπου χρόνια. Ο τελευταίος είναι αυτός. Αυτός είναι το Ογίγη λέει, ναι. Αλλά με, το, με τον ταυτίζεται, με τον με κατακλυσμό δηλαδή ε, εδώ λέει ο Κουτρουβέλης ότι ταυτίζεται και με του Δευκαλίων, έτσι λέει, που έκανε τις μελέτες. Yeah. Αλλά γίναν και άλλοι κατακλυσμοί. Και το 2.800 έγινε και άλλο κατακλυσμό. Ο πόλεμο λοιπόν ήταν κοσμικό, με αποτέλεσμα να μεταφληθεί ο άξονα τη γη και να επέλθει ο κατακλυσμό. Οι Ελλοί με έβλημά του στον ήλιο, οι Έλληνε, δημιούργησαν απικίες σε όλα τα μέρη τη γη. Μετά έγινε ε, επικράτηση οδεία, δηλαδή παντού. Με κέντρο του στην Ελλάδα για να βοηθήσουν του πρωτόγονου κατοίκου. Οι τιμένοι εχθροί, οι Άτλαντε, δηλαδή, όσοι διασώθησαν, yeah. Στο εσωτερικό τη γη. Και έκτοτε προσπαθούν να επικρατήσουν επηρεάζοντα τις κυβερνήσει. Είναι αυτό που λένε σήμερα διάφοροι. Εγώ δεν παίρνω θέση. Χθόνοι, υποχθόνοι κλπ. και τέτοιοι θρύλοι και παράδοση. Έτσι λένε. Και... Ότι μπορούν κούφι, να έχουν σχέση. Γαίες και mm. τέτοια. Εσύ το πιστεύει σε αυτή τη θεωρία. Πιστεύω ότι έχει διαφορά. Αν είναι κούφιο δεν ξέρω. Όχι, αλλά σίγουρα υπάρχουν. Αν το διάβασε, Εάν πιστεύει ότι μπορεί αυτό ήδη μέσα. Ότι υπάρχουν και... υποχθόνι, υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ναι. αυτή η κρίση πω είναι με κάτι με τεράστια μάτια. Ακριβώς Αυτά τώρα όμω με την τεχνολογία μπορεί να είναι γραφήματα καταπληκτικά. Αλλά εδώ το κειμενό τα λέει δεν είχαν γραφήματα ναι. τότε. Να Ανυψώθηκε ένα φράγμα απέναντι στου εχθρού του φωτό με τη δημιουργία του ζωδιακού κύκλου των 12 συμβόλων. Γιατί δεν ήταν πρώτα τα σύμβολα, τα ζωδιακά 12, ήταν 10. Ναι. Ήταν ο Σκορπιό ενωμένο με την Παρθένο. Αλλά έγινε αυτό η παράλλαξη των ουρανίων σωμάτων. Ναι. Ο Φάεστον έπεσε λέει, πάνω στο Σκορπιό, λέει ναι. ένα αρχαιοκείμενο. Ναι. Και διασπάστηκε, μπήκε ο ζυγός ανάμεσα του. Και, και τα ζώδια γίναν 12. Χωρίστηκε ο σκορπιό από την Παρθένο. Ναι. Μπήκε και ο ζυγό ανάμεσα και, έγιναν, και οι δαγκάνε του σκορπιού έγιναν κατόπιν το ζώδιο του ζυγού. Κομμάτιά. Ah, Λέει ότι το αρχείο κείμενο ότι ο Φάιθαν μόλι συνάντησε το σκορπιό, yeah. ε, έπεσε πάνω και έγινε δασίτριχη, δηλαδή κομμάτιάστηκε. Ε, κτύπησε το σκορπιό που υποτίθεται ότι ήταν η Ατλαντίδα. Και μετά αλλά κομματιάστηκε και ο φέθον. Στην αρχή λοιπόν υπήρχαν μόνο οι δρακοντιανοί εδώ στη γη που είχαν εξοριστεί. Είχε γίνει μία επανάσταση στου ουρανού. Το λέει και η χριστιανική ότι ρίξανε το δράκοντα στη γη ας πούμε και τους αποστάτες μαζί τους δαίμονες. Γι' αυτό είχε. πήγε ο Σεντζόρτζιο και τον εγκαθάρισε. Ναι. Μάλιστα. Μετά ήρθαν οι Ιλιακοί, οι Ελιοί αφού τους νίκησαν και έφεραν τον πολιτισμό. Ναι. Εντάξει, αυτοί οι δραγκώδιαν είχαν δημιουργήσει όμως και εδώ πέρα ο δικούς τους, ναι. παρτούς. Όμως, όταν ήρθαν οι Λία, εδώ οι λίστη γη, του το εθερικό του στόμα, σώμα αυτό, δηλαδή, ενώ ότι άρχισαν να σκλαβώθηκαν στο γηινό περιβάλλον πλέον για να εξαγνήσουν τη γενιά του δράκου. Ναι είναι η τιμωρία που αναφέρεται του Απόλλωνος, που σκότωσε, επειδή σκότωσε το Δράκολη, τιμωρήθηκε με το Απόλλωνος. Ναι. Ε, και είναι βασικά η προμηθεϊκή φυλή που ήρθε εδώ να φέρει το ουράνιο πύρτος, πυρτος το πυρθυρα της λογικής τους γήινους. Ναι. Αυτό συμβολίζει και ο μύθος που αναφέρει ο Εσχύλος, τον προμηθεία, το προμηθεία ναι. Η εθερική ουσία μετέφερε, δηλαδή, την εθερική ουσία που μεσολαβεί ώστε να γίνουν οι ψυχές των ανθρώπων, να εξελιχθούν, να γίνουν νοητικές, να γίνουν πνεύματα, να ανέλθουν. Ναι. Ακόμα υπάρχει ο, ο μύθος του Μύθρα, ο μύθος του Ράλ που λένε μύθρα. Βγήκε, λένε, ο Μύθρας από το κοσμικό αυγό, διότι σκότωσε τον ουράνιο, Τάβρο, δράκο και έτσι γεννήθηκε ο ανθρωπότης, λέει η μυθολογία. Ε, Πιστεύουν λοιπόν ότι ο Αδάμ Κάδμος, ο Ακάδμος ήταν μια τέλεια πρώτη πτώση ψυχή. ή του Θεού που λέγεται ότι πήγαν με τις τηγατέρες των ανθρώπων, ε, έγινε μια μίξη δηλαδή των ουρανίων με τους γήινους. Ναι. Και ο Κρυός θεωρεί το αστερισμό στον πεπτοκό των αγγέλων. Άριες, Κρυός. Ο Αδάν λοιπόν ζούσε στην αρχή σε ένα παράδεισο, μα λέει και η χριστιανική θρησκεία, ή σε ένα κύκλο. Μετά όμω ξέπεσε και προήλθαν οι άνθρωποι με λογική εδώ στη γη. Αυτή είναι η Αδαμική. Η πρώτου σπέρματος σπέρματο άνθρωποι είναι η προαδαμική. Δηλαδή υπάρχουν δύο φυλές στη γη, μα λέει και ο Θεόδωρος Αξιότι: η Αδαμική και η προαδαμική. Αυτή που ήταν πριν από το σπέρμα που ήρθε στη γη το ουράνιο, η Γήνη και η Αδαμική που ήρθαν μετά. Και γι' αυτό οι μετέπειτα πήρανε τον Αδάμ. Ναι. Με την Εύα και το Κουμποσανε ναι, ναι, ναι. και κάνανε το... τους πρωτόπλαστους. Ναι, και ναι, τι καταγωγή αμάθω. έχουμε εμείς τώρα, που κάνανε δύο αγόρια. <χε> Αυτά είναι όλα συμβολικά, μωρέ. Ναι ρε παιδί μου, αλλά Είναι δύο, δύο άτομα. Ναι, τα ναι, συμβολ... ναι, τα σύμβολα πω, πρέπει να στέκουν και στη ροή. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, έχει δύο αγόρια, ότι... είσαι ο πρωτόπλαστός, Κάποιο ναι, πήδηξε ναι, ναι, τη μάνα του... Είναι το ένα και ο άλλος έσφαξε τον αδερφό του αδά, Άρα ξεκινάει η δημιουργία είναι με εγκλήματα δεν είναι, Ναι, ναι, ναι ε, Είναι συμβολικά Αλλά δεν έχουν δώσει συμβολισμούς ας πούμε, Και εδώ άλλα. η φίλη μου Που λέει μια απορία Και είναι σωστή, μια και μας το με αυτό mm. Λέει γιατί Οι συγγραφείς δεν συμφωνούν μεταξύ του Και εννοεί τους αρχαίους Δηλαδή όντω, ο Πλάτων λέει αυτά Κάποιοι άλλοι λένε Κοιτάματα, Εκεί λένε κάτι διαφορετικό θα, Συ, θα Στην δούμε. ουσία λένε τα ίδια, τα ίδια, αλλά με άλλα λόγια. Ναι, ναι. Ο Όσυρη Διόνυσο, που είναι ο Διόνυσος, αυτό είναι πεντακάθαρο, γιατί το λέει και ο Διόδρο Σικελιώτη, ότι Όσυρη είναι ο Διόνυσο, που κομματιάστηκε από του Τιτάνες και φαγώθηκε, λέει η μυθολογία, ταυτίζεται με τον άτυχο Ινίο Φαέθοντα που εξεράγει, που έπεσε στη γη. Τότε ανακατεύτηκαν, μετά τον κεραυνοβολισμό του από το Δία, τα Τιτανικά στοιχεία με τα Θεϊκά. Λέει ότι το Διόνυσο το φάγανε οι Τιτάνε, έτσι. Και ο δίος τους κεράβνωσε. Τότε πέσανε από τον κεραυνό στη γη, αλλά έχουν ανακατευτεί από τότε τα τιτανικά στοιχεία με τα θεϊκά και οι άνθρωποι προήλθαν από, από αυτή αυτά. τη μίξη. Ναι, από το ταυτόν και το έτερον που λέει και ο Πλάτωνας, η ψυχή mm. του Κόρν προήλθε. Δηλαδή mm. και από τους τιτάνες και από τους θεούς. Και έτσι τα φέρουν αυτά τα στοιχεία μέσα τους πλέον οι άνθρωποι. Έχουν το καλό και το κακό, πώς να το πω. Και ο Τζέραλ Μάσεϊ στα βιβλία του μας πληροφορεί ότι Αδάμ και Εύα συμβολίζουν τον Όσυρη και την Ίσίδα. Ο όμω όμως έπεσε. Δολοφονήθηκε από τον Τιφώνα Σέθ, δηλαδή τον Κρόνο. Ο Όσυρη είναι κατά άλλους, στα Αιγυπτιακά, ο Ανού στα Σουμεριακά και ο Σέθ ο Κρόνος που αντιστοιχεί στους φύλακες που επαναστάτησαν. Στη θέση τους δημιουργήθηκε ανθρωπότης. Λοιπόν, έγινε μια επανάσταση. Ο Όσυρη που ισοδυναμεί με τον ουρανό δολοφονήθηκε από τον τυφώνα που ισοδυναμεί με τον Κρόνο. Κατάλαβε, no. Αν συγκρίνει με την ελληνική, με την Αιγυπτιακή μυθολογία, Τώρα όλα αυτά μα τα επιβεβαιώνει ο Διόδωρος Σικελιώτη. Να είναι καλά που έμεινε αυτό τέλο πάντων να λέει ορισμένα πράγματα για να ξεκαθαρίζονται στην ιστορική του βιβλιοθήκη στον τόμο Α. Μα πληροφορεί λοιπόν ότι ο Διόνησο μην νομίζετε ότι είναι κάποιο άνθρωπο, είναι ένα αστέρι που λέγεται Σύριος. Από τους αρχαίους Έλληνες, λέει το αρχαίο κείμενο του Διόδρου Σικελιώτη, ε, από τους αρχαίους Έλληνες μυθογράφους, μιλάει για τους μύθους, έτσι. Μερικοί δίνουν στον Όσυρι το όνομα Διόνυστος. Είμαι με μια μικρή παραφθορά το όνομα Σύριος. Ένας από αυτούς, ο Ευμολπός, στο βακχικό ύμνο λέει το φωτεινό Διόνυσο που λάμπη σαν αστέρι. Ε, τι άλλο πια να μα πει. Δεν είναι πεντακάθαρο. Επιτέλου κάποιο μιλάει πεντακάθαρα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ πάλι βλέπουμε να εμφανίζεται ο Σύριος σε σχέση με το Διόνυσο. Ο Όσυρη για τον οποίο πίστευαν ότι συμβόλιζε ένα στέρι το οποίο κατεστράφει από το Σεφ. Και ένα στέρι που κατεστράφει στο σύστημα του Σύριου ποιο είναι ο Σύριο Β, ο οποίο από ήλιο έγινε λευκός νάνο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει πυρηνική πόλεμη που να συνετέλεσαν στο γεγονό αυτό. Λέγεται λοιπόν ότι κάποτε φύλακες φύλακε τη Στίγα, είπαμε Στίγα που βρίσκεται στον Ατλαντικό, άφησαν ανεφύλακτη την πύλη με αποτέλεσμα να προκληθεί η γιγαντομαχία. Διότι ασεβείς γίγαντες άτλαντες, οι, άτλαντες οι γίγαντες άτλαντες, άτλαντε, οι Ιωάννι ήταν οι που είχαν προέλθει από την αποκοπή των γενετικών οργάνων του ουρανού, δηλαδή από ουρανίδε που ξέπησαν στη γη και έκαναν επιμηξία με γίνου, πέρασαν την πύλη, δηλαδή τα δυναμικά πεδία του Συνοδού και προκάλεσαν την καταστροφή και ανατίναξαν το Σύριο Β. Συμβολίζονται αυτή με το φίδι της Γένεσης ή με το φίδι και τα μήλα των Εσπερίδων οι γίγαντες. Αυτό είναι να θυμάστε το συμπέρασμα ότι οι Ολύμποι πολέμησαν και νίκησαν τους γίγαντες Άτλαντες που είχαν έβλημά τους στη Σελήνη. Έκτοτε έβαλαν φύλακε να φυλάνε την πύλη. Αλλά έπεσαν και αυτοί. Είχαν βάλει τη Μεγάλη Άρκο και τη Μερκρά, δηλαδή στους πόλους του ουρανού γιατί η μάχη αυτή έχει απεικονιστεί των Ολυμπίων και των γιγάντων, όπως είπαμε στη μετόπι του Παρθενώνα. Οι γίγαντες είναι τη Μέση και Κάτω Ερπετά. Ναι. Και έχει σχέση να συνδέονται με τους δρακοδιανούς κτλ. Δεν μου λες μια αυτή που έχω από ένα φιλομορευνητή. Mm. Η Στίγκα είναι εδώ στην πελοπόνη στο Χελμό. Δεν το ξέρω αυτό. Εξιστήγα ξέρω ότι είναι εκεί στον Ατλαντικό που γίνονται οι εξαφανίσει των πλοίων ναι, και των αεροπλάνων, το, το, το τρίγωνο. Ναι, υπάρχουν τρία σημεία πάνω στη γη, λέει ο Θόδωρο. Ένα είναι εκεί στο Πορτορίκο, yeah. το άλλο είναι στην Ερυθρά θάλασσα και το άλλο είναι στην Ιαπωνία, στην περιοχή Ραπάτο, κάπω έτσι λέει. Yeah. Αυτά τα σημεία, λέει, ήταν τρία σημεία στην αρχαιότητα, yeah. τα οποία είχαν, ήταν σαν ανεστραμμένη πυραμίδα. Που η κορφή τη ήταν στο κέντρο τη γη. Και από εκεί το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν διαπλανητικά ταξίδια. Ναι. Αυτά τα σημεία είχαν ανάμεσα η αυτά Ιαπωνία, τα σημεία σχήμαση. Βερμούδων, και ερυθρά. ερυθρά. Και είχαν σχηματίσει στα σημεία αυτά ενδιάμεσα, είχαν κάνει πυραμίδε κτλ. Τα, τα οποία χρησιμοποιούσαν τα υπτάμενα. Υπότιτλοι ένα... τα... για... ναι, μετακινιόντουσαν με αντιβαρύτητα. Χρησιμοποίησαν την αντιβαρύτητα και κάναν διαπλανητικά ταξίδια. Λοιπόν, το... Πάντως, για το θέμα της στην που είσαι τώρα, ενα φίλος μου, mm. ο Κωσμάς mm. Γιώργα, το θυμάσαι, mm. δεν Λέει ότι βρίσκεται. Στο χελμό, σε ένα σημείο, mm. υπάρχουν νερά καθαρά εκεί, γιατί έκανε κάτι θέματα αυτός με το Χαλκό, και όταν πήγαινε εκεί, μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω ότι, από το σημείο που σταμάταγε και είχε τη δυνατότητα να πάει και μετά πόδαρο δρόμο, σε μονοπάτια περίεργα και κατσαβραχα Ήταν τέσσερις ώρες πήγαινε Και άλλες τέσσερις έλα Μάλιστα Για να πάω μαζέψει Θα έλεγα τώρα έτσι Εκλαγεμένα Νερό σε μέγεθο ένα ποτήρι του κρασιού Κατάλαβα Η στίγκα. Και μου είχε πολλέ όλες φορές να πάω και μαζί και Βαριόμουν εγώ Να είναι γαλάκι ναι. που είναι τώρα Είχε κάνει και ομιλίε για τα θέματα αυτά Και για το νερό, το νερό έχει μνήμη Είχε mm. γράψει και ένα άρθρο σε ένα απεργικό του χώρου μα και λοιπά. Λοιπόν, και έφυγε ξαφνικά από αυτοκινηστικό ατύχημα. Αμαν. Ναι, Μάλιστα. κάποια χρόνια τώρα. Λοιπόν, κάτσε, πάρε μια okay. ανάσα γιατί έχει πάει yeah, σε yeah. ωραίο σημείο τώρα, Μ' αρέσει. Mm. Να ακούσουμε τι αφορφίε ότι όλοι θέλουν λέει, να κοντρολάρουν το μυαλό μας <Το Είμαστε από την φίλη. Από τι πιο ενδιαφέρουσε εκπομπέ του Φθινοπόρου, από την ημέρα που ξεκινήσαμε από τι αρχέ του Σεπτέμβρη εδώ με την κυρία Ελένη Δάκη, ζωγραφίδου του φίλη μα. Παλιά στα θέματα τη αναζήτηση από την εποχή του Εκατερίνα Δίκαιο. Όχι μόνο. Αλμπέντο 14.com. Άγνωστοι επισκέπτε, επαναλαμβάνω ότι το πρόγραμμα Ray κανονικά από Δευτέρα. Τετάρτη βράδυ στις 10 έχει μπει εκπομπή για αμαία με τον φίλο μου τον Κώστατο Βαζούρα από τη Λάρισα και συζητάω, το θεωρώ εγώ 90% θα αναλάβει εκπομπή εδώ μόνιμα μια φαντομάδα ο Σπύρος ο Χατζάρας μιλήσαμε και θα έχουμε και... Αναλύσεις, πολιτικούς πολιτικού σχολιασμού λοιπά μες στη δομάδα από τετάρτι και μετά όμως Απ και μετά γιατί έχει δικαστήρια αυτές τις μέρες και τρέχει ε, ο Φαΐλος, ο Κρανιδιώτης τη η μεγάλη παρέα είναι εδώ στον Αλμπέντο είναι φίλοι μου, με τιμούν με τη φιλία τους και κινούμεθα σε παράλληλε διαδρομές ένα είναι αυτό το άλλο είναι ότι μας έχει στρελάνει σήμερα Ελενίτσα μου, δεν μου λες αυτά... δεν έχουμε τίποτα. Βέβαια <laughs> θα το άλλη. συνεχίσουμε. Μπορεί να το συνεχίσουμε και την άλλη Κυριακή αν μπορεί και αν θέλουν και οι φίλοι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δικό μα το μαγαζί, δεν θέλουμε κανέναν. Θέλω να πω ότι ο Σοκράτη Εκατερινίδη, το γνωρίζει και εσύ. ήταν πολύ φίλο μου προσωπικό. Ο μένα με μέναμε δίπλα. Ναι. Και εντάξει, συζητάγαμε και πολλά θέματα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Να κλείσει την ενότητα αυτή, να, κάνει ναι, να, πω... να κάνουμε και μια σούμα το έχουμε πολλά. Αν και αν είναι, σούμα. το συνεχίσουμε και δεν έχει κάτι, κάτι για να το καταλάβει Να τονίσουμε από τώρα για την άλλη Αμα δεν έχει κάτι, γιατί όλο πα εξέφρασε. Δεν ξέρω, Ρεγάμο, θα το πούμε. <laughs> για την άλλη δεν εντάξει, ξέρω. Εντάξει. Ναι. Απλώς θέλω να σας πω ότι έχω φέρει βιβλία από την Αμερική του Τζέραλτ Μάσεϊ, που είναι το 1883 τα έχει γράψει, yeah. ο οποίος είχε μελετήσει όλη τη μυθολογία την Αιγυπτιακή κτλ. έχει κάνει αποκρυπτογραφίσεις και έχω στοιχεία πάρα πολλά στα χέρια μου που λέει ότι το παλαιό πολικό αστέρι λεγόταν Εθουμπάν και ήταν ο εφτακέφαλος δράκοντας του μύθου. Ε, ανήκε στον αστεριμό του Δράκοντα, ναι. ο οποίος ήταν πόλο 5000 χρόνια πριν είπαμε, ήταν πολικό αστέρι δηλαδή. Κάποτε, η μικρή Άρκτος, τον γνωρίζει αυτό, αντιπρόσωπε τα 7 κεφάλια του Δράκοντα, αυτού ναι. Όταν ο αστερισμός Δράκον περιστράφηκε γύρω από τον πόλο, λέγεται ότι άφησε ένα αυγό από το στόμα του. Και θυμάμαι ότι κάπου εκεί στην Αμερική δείχνει ένα φίδι που αφήνει, έχει ένα αυγό στο στόμα, το έχουν σε παράσταση, στο έδαφος, σε ένα γύλοφο. Ε, όταν ο ήταν λοιπόν ο Αλφα-Δραγόνη, αυτό το κύκλο που έκανε δηλαδή ο αστερισμό Δράκων γύρω από τον Πόλο, λέγεται ότι άφησε ένα αυγό. Ο Θεό Ήλιο, μύθρα, που είναι ο Απόλλων, έκοψε, μα λέει η μυθολογία, το Δράκοντα του Σκότου στα δύο. Και σχηματίστηκαν άκουτο δύο αστερισμοί, ο Καπούτ και ο Κάουντα -δραγώνης. Είναι αστερισμοί του οποίου απεικονίζουν σαν τα δύο ερπετά που στραγγαλίστηκαν από το βρέφος Ιρακλή. Έχουμε δει το Θεό Ιρακλή ότι στραγγαλίζει δύο ερπετά στα χέρια του όταν γεννήθηκε. Αυτά είναι ε, ο Καπούτ και ο Κάοντας Δρακόνης. Ο Δράκοντας, ο τυφόν αυτός, νικήθηκε από το Θεό Ιλιοραπόλωνα πότε. Όταν αυτός μπήκε στο ζώδιο του κρύου, να δείτε ότι όλα είναι ουράνια απεκόνηση. Το 2700 π.Χ. Τότε άλλαξε ο πολυκός. Δηλαδή από εκεί που ήταν ο δράκοντας άλλαξε και έγινε το ζώδιο του κρύου μπήκε στην νεαρινή σημερία. Έγινε πόλεμο στον ουρανό. Ο δράκος του σκότους όταν έχασε το κεφάλι του έγινε ερπετό της ζωής και έδωσε τη θέση του στον επόμενο αστερισμό του κρύου να ανατείλει κατά την νεαρινή σημερία. Τότε έγινε ο εκδιώγμος του δράκοντα. Mm. Τέθηκαν φύλακε να φυλάνε την πύλη, δηλαδή τον πόλο, η μεγάλη άρκτος και μικρά που παριστάνονται σαν τα δύο χερουβίμ σύμφωνα με το Μάση στο βιβλίο του The Natural Genesis του 1883. Είναι οι δύο άρκτοι, οι δύο γρήπες, οι δύο μονόκεροι, που στέγονται και φυλάνε το δέντρο της ζωής, δηλαδή τον πόλο, την πύλη του ουρανού. Ο Ρενέγενον πάλι λέει ότι οι αστερισμοί της μικρής και της μεγάλης άρκτου ονομάζονται... Ο Ρενέγενον. Ναι, Skulls, δηλαδή ζυγαριά. Ή «τούλα», στα σανκριτικά «θούλη», η αρχαία «θούλη». «Τούλουθού». «Θούλη», «θούλη». θουλη είναι λαλαλόλα λα λα, mm. άμα τα συνδέσωμεν». «Οι δαγκάνες του Σκορπιού έγιναν κατόπιν την παράλλαξη των ουρανίων σωμάτων το ζώδιο του ζυγού, όπως αναφέραμε και πριν, που γίνανε δώδεκα τα ζώδια. Έπεσε ο Φαέθων πάνω στο Σκορπιό, πιθανόν μετά από μάχε και έγιναν 12 τα ζώδια. Πρώτα η Παρθένος και ο σκορπιό ήταν ένα. Μπήκε ανάμεσα του ο ζηγό. Είπαμε και έγιναν 12. Τότε λένε και ότι ο αστρισμό των 7 ίσει ανυψώθηκαν στον ουρανό. Η χρυσή εποχή ήταν που αναφέρει ο εσύδο, όταν η εκπληκτική ήταν ανάμεσα στα σημεία των Διδήμων και του τοξότη. Και βασίλευε ο ουρανό, ο Θεό ουρανό. Η μετάπτώση έγινε όταν τα παιδιά του Ήλιου μετακίνησαν, λέει, τον ήλιο από τη θέση αυτή. Τότε έγινε η μετάπτωση. Τα παιδιά του ουρανού. Μου φαίνεται τώρα που μιλάγες σκεφτικά mm. ότι πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα που αναφέρεις τώρα mm. με τα κειμένα και να φέρω... Mm. Και Είναι και το... δύσκολο τώρα αυτά ε, που ακούω, λέω. όλα τα καταλαβαίνουμε, όλοι και όλοι από εδώ mm. το τσάτ και από ακούρατε. Και να φέρω και το γούδι να μα τα πει... Ε, αυτός, ναι, οπωσδήποτε αυτό λέω. Μιλάμε τώρα Αλλά... εδώ, λέμε το story, λέμε τα κείμενα και θα λέει ο Γούδη, ναι, αυτό το κείμενο. Κοίτα τότε, να δεις, έτσι, Ο, ο Γούδη δεν ξέρω τώρα αν έχει τα βιβλία αυτά του Τζέρελ Μάση που τα λένε αυτά, βέβαια. Ο Γούδη είναι, είναι πανεπιστήμιο, ξέρει όλα, δεν είναι λοιπόν, κολλημένο. Λοιπόν, υπάρχει δύο... ένα... Α, πες, πες, ένα, ένα βιβλίο του Κένεθ Γκραντ που αναφέρεται The Magical Revival, που σημαίνει επάνωδο. Μαγική επάνωδο, που αναφέρει μια φυσική αντιστροφή των πόλων. Υπήρξε μια εποχή λέει, που ο Νότος ήταν πρωταρχικό σταθμός του Πολικού Αστέρα, δηλαδή όχι ο Βορράς, ναι. ο Νότος. Ναι. Έγινε αντιστροφή, δηλαδή, και ο Σέτ ήταν ο πρωτότοκος, λέει από του 7 Γιου, οι αστέρια που αντιπροσωπεύουν τον αστερισμό της Μεγάλη Άρκτου. Γι' αυτό και ο Πλούτονας λέει ότι ο αστερισμός της Μεγάλη Άρκτου είναι ο Τυφών, έτσι γράφει στα κείμενα του που έχω δει. Ο Πλούταρχος. Ο Πλούταρχος, ναι ο Πλούτονας είπα, sorry. Ο Μακρόβιος λοιπόν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν εξηγεί ότι όλες οι παραδόσεις και οι μύθοι των διαφόρων λαών που πηγάζουν από τη λατρεία του ήλιου. Δηλαδή, τώρα... Για να τα απλοποιήσουμε. Ο Μακρόβιος μα τα εξηγεί πολύ καλά, γιατί ήταν αξιωματούχο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είπαμε είχαν, είχε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία. Λοιπόν, Μην συνέχεια. Γιατί εδώ τα άτομα, επειδή είναι διαβασμένα, κάνουν και αναλύσει και στα γράμματα κλπ. Οπότε mm. δεν είναι ότι δεν σε έχουν πιάσει, απολύτω έχουν πιάσει. Οπότε συνέξει. Τα λέω για να τα καταλαβαίνουμε και εμεί που τα λέμε. Έτσι, λοιπόν, ε, οι μύθοι των διαφόρων λαών πηγάζουν από τη λατρεία του ήλιου, λέει. Και εξηγεί ο Μακρόβιος ότι όλοι οι θεοί του Πανθέου αποτελούν όψεις του ήλιου, οι θεοί. Και όλες οι θεές όψεις της Ελλήνης. Ο Χριστός, ο Ιάσωνας, ο Ιρακλής κτλ είναι προσωποποίησεις του ετήσιου ηλιακού ταξιδιού μέσα από τα 12 ζώδια. Άρα δεν είναι πραγματικές προσωπικότητες. Το λέω, ρωτάω εγώ τώρα. Τι Αν... να σου πω, λέω, σου λέω τώρα τι λέει ο Μακρόβιος, εντάξει. Με Καλά, ο Ιάσονας και ο Ιρακλής... είναι και μικρόβιος, είναι και το θέμα. Κοίτα, ο Ιάσονας και ο Ιρακλής σίγουρα. Επειδή <χω> είναι και στο παρελθόν είναι προσωπήσεις... Και είπαμε ότι ο Ιάσονας είναι ο Σύριος. Απλά εγώ δεν μπαίνω στα θησιαφτικά ποτέ. Ο Ιρακλής ποτέ. πάλι είναι το κλαίο τη Σύρας. Ναι. Đτάξει. Εγώ στα θησιαφτικά δεν έχω μπει από μωρό. Το θέμα είναι ότι η, η... η... η Εκκλησία... Θεωρεί ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο η Εκκλησία στη Θρησκεία. Υπήρχε υπαρκτό πρόσωπο ίσούς, την εποχή που έκανε θαύματα. Βεβαίω γνωρίζουμε και Ότι ήταν ελληνική και Ακόμα και την, παραγω... την παρουσία του. Καταγωγής. Την ύπαρξη του δηλαδή. Υπήρχε. Υπήρχε και Απολώνης, ο Πολώνιο ότι ανέβησε που έκανε θαύματα. Που έκανε τα ίσού. ίδια θαύματα στα ίδια μέρη και στα. Μετά 12 ετή που χάθηκε λένε ότι έκανε λευσινία μυστήρια. Εγώ δεν παίρνω θέση, δεν ξέρω. Υπήρχε ιστορικό πρόσωπο εκείνης εποχής που έκανε θαύματα. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω. Και αλλά... Κάποιοι που βγάζουν κάποια animation τώρα δεν τον βγάζουν έτσι κούκλο, γαλάζια, μάτια, ξανθό κλπ. Ήταν λίγο σκουρό Δεν νομίζω. Τουλάχιστον ο Απολώνιος ότι ανέβη δεν ήταν σκουρό χρώμος. Όχι για τον Απολώνιο, αλλά, για, για τον το Χριστό. Χριστό. Όχι, δεν νομίζω. Τέλος. Τα λέμε όλα, και καθιστάμε ναι, ναι, ό,τι θέλει ο καθένα. Οι πόλοι λοιπόν συμβολίζουν τον άξονα που ενώνει, χωρίζει τον ουρανό και τη γη. έχουμε πει. Στα παλιά χρόνια, λένε τα αρχαία κείμενα, ο ουρανό και η γη δεν ήταν χώρια, ήταν κολλημένα, α πούμε. Ο διαχωρισμό του υπήρξε η πρώτη πράξη δημιουργία. Όταν χωρίστηκε ο ουρανό με τη γη. Τότε γίνανε τα πάντα. Και αυτό είναι ο ακροτηριασμό του χρόνου από το Δία. Είναι μία από τι αναφορέ αυτού του διαχωρισμού. Δηλαδή. Ο Κρόνος ευνούχισε τον ουρανό, μετά ο Δίας ευνούχισε τον Κρόνο και άρχισε η δημιουργία ηλιακή αυτή τη φορά. Ο πόλος αντιπροσωπεύει το υπέρτατο μυστικό, το Αρκάνουμ, γιατί η Ρίζα Άρκ είπαμε είναι κυβωτός και είναι ουράνιος πόλος. Όλες οι κυβωτοί, μας λέει ο Μακρόβιος, δηλαδή του Δευκαλίωνα, του Νόε, των Δαναίδων, γιατί και οι Δαναίδες... Ήρθανε με μια κυβωτό λέει από την Αίγυπτο και ήταν πενήντα ε, και είδαν δική μας η κυβωτός πώς λέγεται ρε εσύ Ελενίτσα. Ποια κυβωτός. Άρκ δεν είναι η ε, Ναι. Η ανθρώπινη κυβωτός λέγεται σάρκ. Σάρκα. <laughs> ναι. Άρκα. Μπράβο μπράβο. Τόσο απαλ, απλά. Μάλιστα. Τη σάρκα μας δεν Μ... με λέει κουβαλάει το σαρκείο του. Μπράβο μπράβο. Όλες οι κυβωτοί λοιπόν γίνονται θεματοφύλακε του ιερεού πολικού κέντρου Ο Αρκάς ήταν ο γιος της Καλιστός Έτσι από το Δία Ματαμοφώθηκε από τον πατέρα του δηλαδή το Δία Καθώς και η μητέρα του στους αστερισμούς της Μικρής και της Μεγάλης Άρκτου Ναι Και τοποθετήθηκαν στον ουρανό ως ο Αρκτούρος έτσι Ο Αρκάς θεωρείται ο πατέρας των Αρκάδων της Αρκαδίας έτσι Και γελιογράφος <laughs> Μπράβο μα είσαι, είσαι πολύ ε <laughs> Υποστήριζαν λοιπόν ότι οι αρκάδε ήταν οι πρώτοι άνθρωποι της γης πριν από τη Σελήνη. Η δεν το υποστήριζαν αυτοί, έτσι φαίνεται ναι, ότι ναι. είναι τελικά. Ναι. Έχει πει ο Γιώργανάς, η Αρκαδία είναι η άρκα του Δία. Μπράβο, η καρδιά του Δία. Και το βουνό λέγεται λυκόσουρα, δηλαδή το φως που... Ναι, ναι, ναι. δηλαδή, ναι, δηλαδή ναι. δεν είναι τυχαίο, γι' αυτό οι Αρκάδες την έχουν εψωνίσει. Ο Ερμής λοιπόν γεννήθηκε, κάπως... είναι Αρκάδας κι αυτός, γεννήθηκε λέει στην Κι το κυρίκιό του, ξέρεις πώς ονομαζόταν, του Ερμή, Αρκαδική Ράβδος. Ποιο ήταν αυτό το κηρύκειο. Θεωρεί το άξονας που ενώνει τον ουρανό με τη γη που είπαμε, έτσι, ο Μίσχος. Ο Μίσχος. Ο, Μι, ο Ερμής τώρα αν διαβάσουμε τον Πιμάνδρη λέει ότι ανέβηκε στο σκηνή του φωτός που κρατάει τους κόσμους ενωμένους, δηλαδή σε αυτόν τον άξονα. Αυτό το σκηνή είναι ο άξονα, το αδράκτης. Η ομυρική χρυσή αλυσίδα του Δία. Ναι. Και τελικά ο Θεό κυβερνάει το σύμπαν από το ουράνιο πόλα, από εκεί κατευθύνει και είναι ένα που μετά διαχωρίζεται σε δύο αντίθετε δυνάμει. Το γιν και το γιάνγκ που λέμε. Ναι. Από εκεί και κάτω. Υπάρχουν οι αντίθετε δυνάμει. Ναι. Ο πολικός αστέρα λοιπόν, μα λέει ο Γιούγκ, ο Καρλ Γιούγκ, στο κέντρο του ουρανού ανοίγει για να περάσει κανεί σε μια άλλη μορφή ύπαρξη. Ναι. Είναι η πύλη εκεί. Ανατολή... Αυτό εννοεί άμα ανέβει και τα έξι ή εφτά επίπεδα. Εφτά επίπεδα, όπω είχαν και τα ζιγκουράτα, α πούμε. Η Πολική Ανατολή είναι ο τόπο από όπου κατάγεται η ψυχή και από όπου επιστρέφει, από εκεί περνάει δηλαδή. Και αυτά τα ξέρανε και ο Ερμητικό Φιλόσοφο διδασκέα πω έπρεπε να διασχίσει κανεί τι σφαίρες προ τα πάνω. Και στο ταξίδι του αυτό έπρεπε να αφήσει τι αρνητικέ τάσει στην ανελισσόμενη σπήρα. Όλα αυτά αναφέρονται στον πιμάνδρυ, άμα διαβάσει κανεί. Στα ερμητικά κείμενα. Στον και τα λοιπά. Αυτό που λέμε μέχρι και τώρα, ότι αυτά είναι ερμητικά κλειστά. Είδε, είναι ερμητικά κλειστά. Θέλει να πει και αυτό. Που... Ναι, τα... ναι. Δηλαδή, έχω το μυστικό και το έχω κρύψει απολύτω. Ε? Καιρός είναι να αποκαλυφθούν, είναι η εποχή. Ο πόλος είναι το όρος του καθαρτηρίου, αυτό που παρίσταναν και τα ζυγκουράτ, έτσι, που mm. έμοιαζαν με σπυροειδή ανέλυξη. Το κουάφ, το λέγανε, ή η σφαίρα των σφαιρών, ή ο σμαρακδένιος λίθος, ή ο ακρογωνιαίος λίθος. Ήταν τελικά το ουράνιο στερέωμα, ο πόλος με το, το ουράνιου θόλου. Όρος σκουάφ. Όρος κουάφ, ναι. Και άκουσα σκουφά εγώ αυτό. <laughs> Το ε, πράσινο λοιπόν για θεωρείται το χρώμα του πόλου. Ο Όσυρη, ο Κιονα, ο Φαλός, θεωρείται εραστή του θηλυκού πόλου. Ο πόλος ήταν θηλυκό και ο Όσυρη ήταν ο Κιονα. Ο, ο, ο Αρσενικό. Ναι, γουδί με το γουδό χέρι, δηλαδή. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Η Μεγάλη Άρκτο κάνει μια ελικοειδή σπήρα, γι' αυτό ονομαζόταν και Ελίκη παλαιά. Η Καλιστό-Ελίκη. Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια τη του του Θιέστη τότε έγινε η αντιστροφή. Η αντίστροφη περιστροφή του κόσμου έγινε ο βορρά-νότου. Μετάπτωση. Και τα λοιπά. Ναι. Η μετάπτωση αυτή λοιπόν έγινε γιατί, γιατί τα παιδιά του ουρανού λέγεται ότι έσπραξαν το ήλιο του Ισημερινού έξω από το ζώδιο της χρυσή Εποχής. Η χρυσή εποχή ήταν όταν ήταν ανάμεσα στον τοξότη και στους διδύμους εκεί όταν λοιπόν οι ουρανίδες σπρώξαν τον ήλιο έξω από το ζώδιο της Χρυσής Εποχής και έπεσε μετά ο άξονας. Αυτή είναι η εποχή που αναφέρει ο Ισιώδος, Χρυσή. Και αυτά τα αναφέρει στο βιβλίο Άρκτος Ορενέ Γκενών, που σου λέω τώρα. Ναι, όχι, εννοώ για τη Χρυσή Εποχή που ξέρω. Η Χρυσή Εποχή, ναι, είναι εκεί. Ναι, εκεί αναφέρεται και ο οδός, Είδες, η Χρυσή περιόδες. Εποχή, ναι, Χρυσή Μάλιστα. Εποχή. Μάλιστα. Ο μύθρας όταν σκοτώνει τον Ταύρο συμβολίζει ότι επιτρέπει στον επόμενο αστερισμό του κρυού να γίνει ο οίκος του ήλιου. Δηλαδή να γίνει αυτός ο ήλιος της αρεινής ημερία. Να μπαίνει η αρεινή ημερία όταν βρίσκεται στο στον κρυό. κρυό. Ναι. Είχαμε τον κρυό, είχαμε... τώρα έχουμε τους ηχθείς και θα μπαίνει τώρα και η εποχή του υδροχώου γίνεται. Μα το... οι εποχές δεν ξεκινάνε... Το, Δεκέμβριο, το Κάθε 2000 τόσα χρόνια Αλλά αλλάζουν. Από τον κρυό ξεκινάνε από τη Γερμανία. Ναι, πριν από τον κρυό ήταν ο Δράκο που τον κατάλαβε, στον έδιωξε ο, ο κρυό. Γιατί λέμε Οκτώβριο και είναι ο δέκατο μήνα. Ναι. Αλλά άμα πάρουμε τον Μάρτιο που είναι η άνοιξη, τότε μετρα που ανοίγει ο καιρό από τον κρυό που είναι και το πρώτο ζώδιο, mm. είναι 8ο. Οπότε λέει 8. Οκτώβριο. Και mm. ο Δεκέμβριο είναι 10, δεν είναι 12. Mm. Δηλαδή Μάρτι... τα έχουν αλλάξει όλα. Τα έχουν αλλάξει όλα. Ναι, άρα κάτι ξέρανε για να τα αλλάζουν, δεν είναι τυχαία mm. πρόσωπα ε, τα μακριά μανίκια. Σωστά. Παρακαλώ. Ο Μύθρας λοιπόν που σκοτώνει τον Τάβρο, επιτρέπει στον επόμενο αστερισμό του κρύου να γίνει ο οίκος του ήλιου γύρω στο 2000 τόσο π.Χ. Ναι. Και τον Παριστάν αν είναι μια ξωνική θεότητα, ναι. τον δείχνει ότι είναι τυλιγμένο έχει φτερά, ε, μοιάζει με το Σύριο Άπι, το Σάραπι δηλαδή. Και έχει ένα φίδι γύρω του τυλιγμένο που ισοδυναμούν με τα δυναμικά πεδία. Ο μύθρα, ο μύθο του Ρα, έτσι. Ο μύθο του Ρα. Μπράβο. Ο Ρα δεν ήταν Αιγύπτιο, νομίζω. Ε, ήταν. θα αλλη... πει, βλέπω. Εγώ βρήκα πινακίδες αρχέ ελληνικές που λέει. Παναφέρονται στο Ρα. Στον ήλιο α πούμε. Ναι. Ο, ωρα, ο Θεός ναι. Ήλιος θέλει να πει το φως, δηλαδή βλέπω, ωρά Αλλά και Αιγύπτη το θεωρά ναι, Ήταν κοινά που είπαν οι Αιγύπτες Είναι Αιγυπτιακό τώρα, ωρό mm. δεν λέμε Ωρό ακριβώς, Έχει. τα πήραν από τους Έλληνες Λέει ο Πλούταρχος ότι οι θεότητες λέει, που είναι τώρα στην Αιγύπτο ε, Τα μεταφέραν Έλληνε εκεί, απλώς αλλάξαν τα ονόματα, τις ονομασίες μετά Λοιπόν, να τελειώσουμε με τον πόλο ότι είναι ο τόπος απόλυτη ακινησίας όπου οι δύο άρκτοι και όλα τα ουράνια σώματα περιστρέφονται και λέμε ότι στο κέντρο εκεί του ουράνιου είναι ο πολικός αστέρας που θεωρείται η πύλη που ανοίγει να περάσει κανείς σε μια άλλη μορφή ύπαρξη και αυτό το λέει ο Γιούγκ, έτσι, είναι σημαντικό. Ο Μίθρας που λένε ότι γεννήθηκε από μια πέτρα ονοούν το ουράνιο στερέωμα. Και όταν αναφέρει ότι σκοτώνει τον κοσμικό ταύρο μήθρας, επιτρέπει έτσι τον επόμενο αστερισμό του κρυού να γίνει ο οίκος του ήλιου. Άλλοτε παρουσιάζει τον μήθρας Ιωσάραπης να βγει και από τα δύο μισά του κοσμικού αυγού, όπως είπαμε. Ελέγχει τη συμπατική τάξη από τον πολικό αστέρα. Όλες οι σβάστηκες, οι ομφαλοί και τα λοιπά, ε, είναι... Σύμβολα του ακίνητου πόλου, ενώ η πύργη, η κόνη, η οβελίσκη είναι σύμβολα του άξονα της γης που αντιπροσωπεύουν το διάστημα, ανάμεσα στο βόρειο πόλο και τον πολικό Αστέρ. Τώρα να δούμε η εισβάστικα που την πήραν οι Ναζί και τον κάναν σύμβολό τους. Ήταν πολύ αρχαίο ελληνικό σύμβολο, έχουν βρεθεί και αγγεία. Ε, Συμπαντικό σύμβολο. είναι. Ναι, τι... σημαντικό. Α, και τι συμβολίζει το συμβολίζει την κίνηση της Μεγάλης Άρκτου γύρω από τον πόλο. Δηλαδή τα τέσσερα σημεία, αν τα δούμε στις τέσσερις εποχέ της κινήσης yeah. της Άρκτου γύρω από τον πόλο, είναι η Σβάστικα, yeah. Σουάστικα σημαίνει. Η, τη δεξιόστροφη την είχαν πάρει να ζει και είναι η επιστροφή στο κέντρο, στο εσωτερικό κέντρο της, ενώ η είναι η αρχαία έξοδος τη Αρία Φιλής από τον Βόρειο Πόλο. Και αυτά τα λέει ο Ρενέ στο βιβλίο Άρκτος, Και οι δύο μαζί, μία δεξιά, μία αριστερά, κρατάνε ισορροπία. Ισορροπία, ναι, ναι. Ανάμεστη... Είναι η έλικε στο Ιωνικό και Ονόκρανα. Μπράβο. Τα ξέρανε αυτοί οι ναζί, είχαν τα αρχεία, ρε, τα είχαν ρε, πάρει ρε. όλα. Μα εδώ υπάρχει στην πανεπιστημίου στο Ηλίου Μεράθων, το σπίτι του Σλίμαν. Ναι. Που είναι το νομισματικό μουσείο τώρα. Τα κάγκελα έχουν τις βάστη, γιατί ναι. απλά. Πήρανε τη σκούρα πλευρά, λόγω που Μπράβο. έχασε τον πόλεμο. Να Αν είχαν... τον είχε κερδίσει, θα λέγανε άλλα. Όχι, τα είχε, τα είχε και πει ροές. Είχε. Πυροέχισε ένα κουνούπι που στριφογυρίζει. Ε, ναι, ναι θα μ' τσιμπήσει τώρα που να είναι. <laughs> Κονο, κο, όχι κουνούπι, κόνοψ. <laughs> κόνοψ. Ανάμεσα στις δύο άρξους βρίσκεται ο αστερισμός δωράκων, έτσι. Ε, που Ήταν φορεί μιλ, τα μήλα των εσπερίδων, που φυτρώνουν στο αξονικό δέντρο. Η εσύ είπες Ταμίλα και εγώ είπα Ταμίλ. <laughs> Μου λέει ο Λαλάκης από τον Καναδά, ναι. την έχουν ως σύμβολο η Ταμίλ εδώ στον Καναδά, τη σβάστηγα, δηλαδή την τετρακτήδα, mm. τον Αγγείλητο Σταυρό και τη βάζουν έξω από την πόρτα τους. Σα φυλακτό, ε. Ναι, mm. όπως και οι κάμυροι. Λοιπόν, λέγε. Λοιπόν. Ανάμεσα στι Άρκτου, λοιπόν, βρίσκεται ο αστερισμό δωράκων που φρουρεί τα μήλα των σπερίδων στο μύθο του Ηρακλή, έτσι, που φυτρώνει στο αξονικό δέντρο. Λοιπόν, όλοι η μύθοι, ο μύθο του Ιάσουνα τη Αργού του Ηρακλή είναι προσωποποίηση του ηλιακού ταξιδιού μέσα στα ζώδια ζω... Και τις μετακινήσεις των πόλων και όλα αυτά. Γι' αυτό ο αριθμό 12 είναι ιερό. Υπάρχουν οι 12 Απόστολοι, οι 12 Φαίοι του Ολίπου, όλο 12, τα 12 ζώδια κτλ. Mm. Ε, Μα λέει ο Μακρόβιο. Ευαγγέλεια 12. Ναι. Το 4ο λοιπόν μετά Χριστιαν αιώνα καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα ο Μακρόβιο ότι ο μύθο του Ιάσουνα, τη Αργού, του Ηρακλή είναι η προσωποποίηση του ηλιακού ταξίδιου, έτσι. Ο φαλό, το κυρί και ο, ο αξονικό στήλο είναι αυτό που χωρίζει ενώνει τον ουρανό με τη γη, είπαμε. Και αυτό να το θυμάστε, ότι αυτό συμβολίζει ο φαλό του Όσυρη που τον πήρε η είσυδα και γέννησε το Θεόρο κτλ. Α, είναι σύμβολο Ναι. Ο συνοδός λοιπόν του Σύριου ήταν ένα ήλιο που εξεράγει. Είπαμε, ο συμβολίζει το Σύριο και το είπε ο Διόδωρος και καθαρά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το σπέρμα το έπεσε στη γη. Ο θύρσος του Διονύσου είναι άλλο ένα αξονικό σύμβολο ε, που το λένε και Ιερό Δέντρο. Στο τέλος του θύρσου υπάρχει ο ήλιος Σύριος. Η Ιερά Δρύς του Διός πάλι αυτό συμβολίζει. Ο Κήπο του Διονύσου λέγεται ότι περιέχει ένα δέντρο ή όρος του κόσμου, το Μερού, που λέγεται τον Ανάθρεψη. Το όρος παριστανόταν κονικό. Είναι άλλη μια μορφή των δυναμικών παιδιών που κατεβαίνουν στη γη. Διακλαδός του δέντρου πότε γίνονται? Κατά τις ημερίες και τα ηλιοστάσια. Mm. Τότε ανοίγουν οι πύλες mm. και σχορούν ψυχές στον κόσμο μας. Ο Διόνυσος που σώθηκε ο φαλό του από τη Θεάθηνα, μετά το κομμάτιασμά του από του Τιτάνε, ονομάζεται σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, όπω είπαμε και Σύριος. Το ίδιο είναι και η Θεάθηνα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο. Είναι ο Σύριο Α η Θεάθηνα, έτσι. Ενώ ο Σύριος Διόνυσος είναι ο Φαλός, δηλαδή αυτό που έχει μείνει μετά το Σύριο Β, που εξεράγει. Η θηλυκή λοιπόν αρχή η Θεάθηνα, ο Σύριο Α, και η αρσενική αρχή είναι ο Διόνυσο. Ιφαλό Όσυρη που είναι και παριστάνεται και στα δέντρο τη ζωή. Ναι. Αυτά πιστεύω να πλέον δεν τα λέω εγώ. Όλα είναι από ξένου. Του λέω τώρα αρχαία κείμενα. Αθή... Αθή... <συμήναι> Φοβάσαι μην αμφισβητήσει κανεί. Όχι, είναι από τον Μπιούτερ, από το, το Διόδωρο Σικελιώτη και από αυτού. Δεν είναι δικά μου. Άλλοι πηγαίνουν και λένε ότι. Ναι, αλλά εγώ θέλω να τα τεκμηριώνω. Δεν λέω τίποτε στον αέρα. Εννοείται, γι' αυτό λέγεσαι και δάγιο, αλλιώ. Εννοείται. Τι θες να μου χαλάσεις την εκπομπή τώρα που τελειώνει και τάχεις πάει μια χαρά και θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή λοιπόν, σε Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά ε, έχουμε πει μέχρι τώρα και είναι πολύ σημαντικά λοιπόν, και θέλω να καταλήξω στο... Καταλήγεις χρισταίο, για να το συμμάζεψουμε. Ότι όλα τα ανθρώπινα μυστήρια αφορούσαν, είπαμε, στη φυλακισμένη ψυχή στα σώματα των ανθρώπων και τον τρόπο που θα μπορούσε να λυτρωθεί. Ναι. Οι μύστες... Στην αρχή των μυστηρίων φορούσαν δέρμα που ελάφι, νευρή, λεγόταν νευρής αυτό. Και μετά τα μυστήρια, όταν κατόρθωναν να νικήσουν τα πάθη τους, φορούσαν το χρυσό δέρας που αναζητούσαν οι αργονάφτες. Α... Μ, με τον Ιάσονα. Α, το οποίο συμβόληζε ότι νεσ... αποκτήσαν το νοητικό σώμα. Στο... Αυτό που είπα, στον εσωτερισμό και στην ναι. αυτογνωσία. Μπράβο. Το χρυσόμαλο δέρας κατέκτησαν την αθανάσια, δηλαδή το σώμα κατέκτησε. Ναι. Ο Εσχήλο κινδύνευσε να λιτσαριστεί επειδή θεωρήθηκε ότι φανέρωσε πολλά από τα μυστικά, από τα λευσίνια μυστήρια, δηλαδή με το μύθο του προμηθέα δεσμότη. Γιατί και ο Προμηθέας ξέρουμε ότι λυπήθηκε του ανθρώπου που ζούσαν χωρί λογική, μέσα στι τα μυρμήκια, έκλεψε το ουράνιο πύρ, το έφερε στου ανθρώπου και μετέδωσε όλε τι γνώσει, δηλαδή του εκπολίτησε. Είπαμε ότι αυτό αντιστοιχεί με το σπινθήρα τη λογική. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή το φανέρωσε κατά κάποιο τρόπο ο Εσχύλος με το μύθο του αυτό στους ανθρώπους κινδύνεψε να λιτσαριστεί ε, γιατί η βία κυριαρχούσε στον προηγούμενο κόσμο κατά τη μυθολογία ναι. και οι πρωτόγονοι άνθρωποι που προέκυψαν από τα αποκοπέντα γεννητικά όργανα του ουρανού μας λέει η μυθολογία γεννιόντουσαν από τη γη χωρίς γονείς ναι. κατάλαβες ναι. χωμάτινοι μετά τον ευνουχισμό του ουρανού ναι. δηλαδή είμαστε φουράκι... αποτελέσματα ευνουχισμού Όχι Λέει, Αλλά... τότε που γεννιόντουσαν από τον κρόνο. Μετά ήρθε η προμηθεϊκή φυλή εδώ και μετά άλλαξε αυτό το πράγμα. Ο προμηθείας πρόοδος του λιτάνες, λέει η μυθολογία, προσχώρησε στους θεούς και συμβολή στον προηγούμενο κόσμο που καταστράφηκε και δημιουργήκε χάος. Μετά... Ήρθε εδώ στη γη, μετέφερε το σπέρμα και μεταλάχτηκαν όπως είπε και ο Φουράκης. Όταν πλησίασε ο ήλιος Ήριος στη γη έγινε μετάλλαξη. Μόνο συμβολικό ήταν, λέει αυτό όλο που έχουμε αναφέρει το χρυσ... για το χρυσό δέρας ή υποκρύπτηκε τιποτα άλλο ή περίπτωση του χρυσόμαλο δέρα του. Τι άλλο είναι Είπαμε. Όσταν είναι ότι... κάτι έχω ακούσει, έχ, έχει συζητηθεί και έχω διαβάσει μπορεί να ήταν ένα υψηλή τεχνολογίας ε... Αντικείμενο και... Κοίτανε να δεις η μύση όπως είπαν... Μπορεί. Ε, υψηλή, υπήρχε πολύ υψηλή τεχνολογία εντάξει είπαμε ναι. ότι υπήρχε πολύ... Κάτι του είχαν κλέψει και οι Ατλαντέ. και ο μύθος ο Τροϊκός που κλέψαν την Ελένη κάτι υποκρύπτει ότι κλέψανε. Ε, ναι, Γιατί δε οι τροέ είναι απόγονοι των τώρα Ατλάντων. Τώρα ε, Ήταν απόγονοι των Ατλάντων μας λέει ο Απολόδωρος. Ναι. Οι τρόε. έτσι. Ναι. Συνεχίστηκε ο πόλεμος εκεί πέρα. Ο Πλούταρτ λοιπόν μα αναφέρει ότι η είσυδα και η Ιώ είχαν πατέρα τον προμηθέα και θα πω το αρχαιοκείμενο, η συνδέ και την ιό για το ΙΕΝ. Αυτή είναι η διαπάστη τη γη πλανωμένη, δε ίστρο εν τη περιεγυπτή απικία, προμηθέως τη γατέρα φυσή ναι. Η Ισιδα, λοιπόν, είπαμε ότι είναι η Θεάθηνα. Ο Προμηθέας πάλι σύμφωνα με την τραγωδία, είναι δεμένο σε αυτό το ποροφάλαγκο που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Δεν θα πω όλο το αρχαιοκείμενο, αλλά λέει ότι είναι. Όχι, ναι, που είναι. Ναι. Είναι επομένως δεμένος μεταξύ ουρανού και γης. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αργονάφτες ή η η φυλή ήρθε από τα άστρα και δώσαν πολιτισμό. Αλλά αναμείχθηκαν με τη η φυλή για να την εξυψώσουν. Ήρθε η φιλή, φυλή αλλά δέθηκαν στην ύλη. Απόκτησαν σώματα γήνα και αποτελούν έξω τον προμηθεα δεσμότη. Πριν από αυτό, υπήρχαν μόνο στη γη ο δράκος που ευλήθηκε στη γη και οι απόγονοι αυτού. Μετά ήρθε ο Ισβολέα Νιμπύρου ή Φάεθον τέλος πάντων και σκότωσε το Δράκο. Δηλαδή, οι που ήρθαν στη γη. Αλλά φύτεψαν τα δόντια του Δράκου, που λέει και η μυθολογία του. Ναι, ναι, ναι. Και βγήκαν οι Σπαρτοί. Σωστά, ο Που ήσαν γίγαντε. Και οι οποίοι διεφθάρισαν. Μετά έγινε η γιγαντομαχία, πολέμησαν και με του δηλαδή, του οι ελλοί. Αλλά δέχτηκαν στη γύρω στιμωρία μέχρι να εξαγνιστούν επειδή φύτεψαν τα δόντια του δράκου. Μια προφητεία, λοιπόν, λέει ότι στο τέλο τη τωρινή εκδήλωση του Σύμπαντο οι ψυχέ των ανθρώπων θα έχουν τελειωθεί μέσω των δοκιμασιών που έχουν περάσει και θα ενωθούν πάλι με τη θεία πηγή από την οποία προήλθαν. Έχουν συμβεί, λοιπόν, πολλοί κατακλυσμοί και καταστροφικοί πόλεμοι. Η εκδήλωση τη δημιουργία συμβολίζεται με τον εφαίρα αδεία. Ο κατακλυσμός προήλθε από το μαύρο δάκο τον Τιφωνικό και οι αιγυπτιακοί μύθοι αναφέρουν ότι είχε εκδηλωθεί μια επανάσταση του ουρανού. Το μάτι του Ρά, η θεά Θόρ, αναλαμβάνει να καταστρέψει αυτούς που εκδήλωσαν την ανταρσία. Ο θεός Ρά, λένε η Αιγύπτια, αποφασίζει προς τούτο να ανυψωθεί μετά την καταστροφή με μια κυβωτό από το χάος για μια νέα δημιουργία ηλιακή αυτή τη φορά. Η περιοχή που εκδηλώθηκε η Αναρχία κατακτήθηκε από τον Ηλιακό Θεό με τη μορφή αυτού που περπατούσε πάνω στα νερά ή με τη μορφή του ήλιου μέσα στην Κιβωτό. Κατάλαβες? Πιο ξεκά θα να το πει. Ναι. Και... Το Θόρ δεν είναι ξένο. Mm? Το Θόρ. Το, το Ρα θόρ. Το θόρ. και το Θόρ, ναι. Λέλε με Θόρακας. Θόρακας, ναι. Και ο Θόρ, ναι, πάλι συμφωνίζει... Με το Ρα μαζί είναι θεωρό. Δηλαδή, ναι, κατάλαβα. Είναι και ο προμηθέα, λέει ο Θόρ, που έφερε πάλι ναι. το φω στου ανθρώπου. Και ο φοροναία. Ο κύκλο λοιπόν του φωτό έτσι ολοκληρώθηκε και ανυψώθηκε ένα φράγμα απέναντι στου εχθρού του φωτό. Απέναντι στον δράκοντα, στον κατακλυσμό, με τη δημιουργία τη ουράνια σφαίρα και του κύκλου των το 12 συμβόλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολύ σημαντικό. Ότι η τελική μορφή τη κυβοτού στον ουρανό ήταν αυτό. Ναι. Το... Που που έγινε τα 12 σύμβολα, τα 12 ζώδια, φαίνεται είναι πολύ σημαντικό. Ως yeah. το έγινε πόλεμο στον ουρανό, ο Άρχον Μιχαήλ πολέμησε μετά του δράκοντος που λένε, ή ο ηλιακός θεός. Και είπαμε ότι για τελευταία φορά το πούμε ότι ο δράκος αντιστοιχεί στον Κρόνο, το βασιλιά της Ατλαντίδας. Η εποχή του Κρόνου ήταν πριν από τους Ολύμπιους, εντάξει. Yeah. Τα ανθρωποειδή ήταν δημιουργήματά του, του Κρόνου. Αυτά προσπάθησε να μεταλλάξει ο Προμηθέας μεταφέροντας το ουράνιο πυρ. Και στην έρημο Κόμπι βρεθήκανε χρυσά πλακίδια... ...που είναι τα αρχαία ενό αρχαίου κόσμου. Αυτά βρεθήκαν το 19ο αιώνα, έτσι. Και ιστορούν την ιστορία της χώρας της Μού πριν από τον κατακλισμό ...και την άφηξη των γιών του ήλιου που έφεραν τη γνώση στους ανθρώπους. Αναφέρει και την προφητεία ότι κατά το τέλος του κόσμου οι γη του ήλιου θα επιστρέψουν για να αρχίσουν ένα καινούριο κύκλο. Τότε θα φανερωθούν όλα τα μυστήρια που είναι μέχρι τώρα κρυμμένα, δηλαδή των αρχαίων φυλών και η πραγματική ιστορία του πλανήτη. Αυτά είχα πει, σε... να πούμε σε γενικούς λόγους, να μην πουμε άλλα και σας αλύσουμε. Όχι, θα κάνουμε μια σούμα, Μια σούμα. <laughs> ναι, εντάξει, ότι ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν. Λοιπόν, μετά Πρι... την καταστροφή του Σιουριβίτα Πε... ήρθε στη γη μια πνευματική φύλη. Περίμενα, Η... μην ανακεφαλαίωση, να σου πω ότι μου γράφουν εδώ δύο-τρει φύλη να απαντήσεις. Και... Αν μπορώ. Εννοίτε, ρε, παιδί μου. Δεν είμαι παντογνώστης και Εννοίτε. εγώ τα έχω βρει από αρχαία κείμενα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που λέει εδώ ο φίλο μου ο από την Αυστραλία λέει είναι αλήθεια ότι κάποιο το DNA είχε 12 σπήρε. Ναι, το έχω ακούσει να το πιστεύω και, και έχουν μείνει μόνο δύο τώρα. Διό νου του ανθρώπου και λοιπά. Ο Γιωργανά έλεγε τα σύμφωνα σημαίνουν διάνοια το DNA. Ένα, Ναι, δεύτερον. ναι υπήρχε, υπήρχε. Δεύτερον, η Νέα Υόρκη είναι ο νέο όρκο που έχουν δώσει οι νεοάτλαντε Παύλα Νεοταξίτε μεσονάτο εναντίον των Ελλήνων. Πάνε να πάρουν εκδίκηση. Αλλά έχουν γνώση οι φύλακε, λέει. Ο πρώτο είναι... στόχο των Ατλάντων είμαστε εμεί, γιατί ξέρουν ότι άμα εξαφανίσουν Ελλάδα θα επικρατήσουν. Αυτό είναι σίγουρο. Το άλλο είναι ότι του έχω ξάγει από αυτό, δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ναι. ναι, και από την Αυστραλία, από εδώ, από εκεί. Άλλο τώρα από την Αυστραλία έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ωραίε παρέε. <laughs> ε, Μισό λεπτό. Λέβαια, Φίλε μου Γιώργο, λέει: Το θέμα του το νερού είναι μεγάλο θέμα για εσύ. Θα το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο φίλο, ο οποίο θα ήθελα να μου στείλει από πού, γιατί είναι από το εξωτερικό, αλλά δεν μου γράφει από πού. Αφού λέει: Έβγαινε χαρτί κλπ. Και, και μάλλον σε σένα το λέει αυτό. Ε, έχω λέει και τα τρία βιβλία του Θεόδωρου Αξιώτη, του Ατλαντή, Δίσκο Φεστού και Άθη του ναι, θέλω να πω ότι ήμασταν με τον Θεόδωρο Αξιώτη. Να το πει. Στη βιβλιογραφία του λέει έχει 200 με 300 τίτλους από όπου συλέγει πληροφορίες. Mm. Λοιπόν και χάρηκε που έγινε αναφορά. Απλά στείλε μας, και μας για να χαρούμε από που μας ακούς γιατί είναι από το εξωτερικό. Το τηλέφωνο που μου συλλέγει το μήνυμα αλλά δεν μου γράφει από που... Λοιπόν. Πολύ χαίρομαι. Ήμουν συγκινήτρια με τον Θοδωραξιότι. Ήταν ο πνευματικό μου πατέρα κατά κάποιο τρόπο. Ε, Συνέχισα και εγώ να γράφω μετά από αυτόν. Μου ήρθε η έμπνευση, δεν ξέρω, κάτι ε, μεσολάβησε μετά το θάνατό εγώ. του. Ναι. Και έχω εκδώσει μερικά βιβλία, τα οποία όμω λοιπόν, έχουν εξαντληθεί. Περίμενε. Πριν πα αναλύσει, να κάνουμε μια σούμα και ό,τι θυμάμαι και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντα. Τι βιβλία έχει βγάλει. Α, έχω βγάλει Αργωνάφτε Επιστρέφουν. Το έχουμε, υπάρχουν 5-6-7 κομμάτια, στείλτε τηλέφωνο να τα πάρετε, να στηρίζετε τους ερευνητές, Χριστούγεννα έρχονται, info.pap.com και το κινητό που είναι αναρτημένο στη σελίδα του σταθμού. Mm. Πάμε και λέει θέματα από τα συζήτηση ναι, που είχαμε Να αναλύω πολλά σήμερα. περισσότερα, γιατί πόσα να πούμε σελίδια. Ε, να... Άλλο, ποιο έχει άλλο. Τηλίτρωση του Προμηθέα. Μπράβο, έχει αντίγραφο από αυτό. Δεν έχω τίποτα. Θα τα ανατυπώσουμε. Και τρίτο. έχουμε και κοσμοναύτες στη Σύραγγα του Χρόνου που πάλι έχει εξαντληθεί. Και τα θα να... το είναι για να ξαναβγεί. Ναι. Ωραία. Αυτά τα δύο τα βγάλουμε παρέα. Μην αγώνεσαι. Συντόμω. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και τελειώνουμε. Μετά Πάμε. την καταστροφή λοιπόν του Σύριου Β ήρθε μια πνευματική φυλή, η Ελή Μόε Ή Αργοναύτε ή αλλιώ η Προμηθεϊκή Φυλή, η οποία μετέδεσε γνώση και πολιτισμό και γράμματα στο ανθρωποηδέ τη γη. Και τον μετέβαλε σε Homo Sapiens, έτσι. Υπήρχε ο άνθρωπο του Νέατερνταλ εδώ και μετεβλήθηκε σε Homo Sapiens. Ναι. Κατά τον πέρασμα των χρόνων, απέκτησαν αυτοί που ήρθαν ε, γήινα σώματα και ανεμίχθησαν με του γήνου. Έκτοτε προσπαθούν να ανέλθουν ξανά στην πρωταρχική του πηγή. Αυτά τα γεγονότα ναι. έχουν διατηρηθεί στην ελληνική μυθολογία, η οποία μα λέει ότι ο ορατό κόσμο γεννήθηκε όταν ο Διόνισο διαιμελίστηκε από του Τιτάνες και ο Δία του κεράβνοσε. Οπότε έγινε μια νέα δημιουργία ηλιακή αυτή τη φωνά. Αφ... Για να Φω... επαναφέρει την τάξη τη φορά για να επαναφέρει πάλι την αρμονία. Θα πέσει κανένα κεραυνό τώρα, που πα και έρθει και καμιά ισορροπία και Δεν τώρα. Δεν είδες τελευταία πώ οι κεραυνοί πέφτουν. Γιατί ζούμε σε μια ανισόρροπη εποχή. Ανισόρροπη. Είναι η τελική μάχη μεταξύ φωτό και σκότου. Γι' αυτό γίνονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Για να πιάσουν τα μέρη που έχουν. Ε... Ε... δυναμική. Ας το πούμε. Με... Αλλά κάποιοι λένε. Ε... Ότι μέσα σε 2-3 χρόνια όντω είμαστε μια τέτοια εποχή από τη mm. θα... συμπληρώνει το πλατωνικό Στον έδωμα, όπω είναι και στα συνεμάστο τέλο κερδίσει ο καλό, να κερδίσει το σκοτάδι. Άρα λένε μερικοί ότι μετά από 2-3 χρόνια από του ΔΕΗ που έλεγε ο Εσύ, θα πάρει τα πάνω τη Ελλάδα και δεν μιλάμε οικονομικά γιατί όλοι οι μαλάκε έχουν κολλήσει αν θα 50 αύξη, mm. θα πάει η Ελλάδα τα πάνω της. Και γίνεται και μία σιωπηρή, mm. έχω εγώ πληροφορίες από τον πλανήτη και εμεί βοηθάμε, mm. έχει συμβεί αυτό, γι' αυτό έχει μεγαλώσει παρέα, σιωπηρή στο μυαλό, σε πρώτη φάση, αυτό, εκεί δουλεύει το οι έργο. Η γνώση είναι δύναμη Επανελήνησης. Οι γίνεται. είναι δύναμης Έτσι, έχουν Εντάξει. πολλαπλασιαστεί οι παρέες, mm. Ειδικά στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, στην Ευρώπη γίνεται τη και αυτό είναι καλό. Δουλεύω. Εγώ προσπαθώ, τι μαθαίνω από την έρευνα που κάνω, να τα πω να μάθει ο κόσμο. Λοιπόν. Η ψυχή του κόσμου, λοιπόν, πρώτα ζούσε στον εθέρα, αλλά έπεσε και τον έχασε. Έκτοτε φοράει ο σχητόνατο σώμα. Αυτό είναι ο μύθο των πρωτόπλαστων αληγορικά. Κατάλαβε. Ναι ναι, ναι, ναι, πάντα. Η πτώση του πρώτου ζευγαριού Αθηνά Διονίσου. Η σιδα Όσυρ, η Αδά γίνεται η απέραντη περιέλυξη τη παγκόσμια φύση με τα βασιλιά τη και τα γέννη της. Ναι. Από όπου προήλθαν οι άνθρωποι με, νοησ... με νόηση και λογική, έτσι. Δέθηκαν όμω με το γίνο περιβάλλον, έω έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όπου ο παρόν κόσμο θα διαλυθεί. Γιατί, διότι θα έχει εκπληρώσει τον λόγο που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, δεν θα γίνουν βέβαια όλοι οι άνθρωποι άγγελοι, οι φωτεινέ δυνάμει, αλλά. Είπαμε ότι με το που έπεσε ο δράκος, ναι. ο τέλος πάντων αποστάτης αυτός, πέσανε και τα άλλα τάγματα μαζί ναι. και μείνανε σε επίπεδα. Άμα να λοιπόν οι φωτεινές δυνάμεις αυτές, γι' αυτό έγινε ο κόσμος, για να αναπληρωθούν οι φωτεινές δυνάμεις που ξέπεσαν κατά την επανάσταση των ουρανών και αναμίχθηκε το φως με το σκοτάδι. Στο αργό, στο κεφαλάρι... Που είναι και η πυραμίδα του Ελληνικού, πιο κάτω, Ελένη. Αχ, εκεί <συσκοί> έπαθα πολλά. Εγώ, ναι, για λέγε. Ακούω. Α, Α επειδή δεν θέλω να σε δεσμεύσω για να φύγει. Να και... φύγω όμω που πήγε Ναι, θέμα άργου, πυραμίδε και τα θέματα που είπε τη αυτοπαρατήρηση. Θα τα πούμε άλλη Συπά... φορά αυτά, είναι φοβερά. Όχι, άλλη φορά. Την Κυριακή. Όχι, την Κυριακή. το Σόι, σου και πε την Κυριακή. Έχω εκπομπή στον Καρποδίνη. Να πούμε λοιπόν έχει. Έχει μία εικόνα μέσα στο σιστό άπου του έχει εικόνες από το εκκλησάκι που είναι mm. τάπα απάνω στη σπηλιά όπου είχε πει ο Αργυρόπουλος είχαμε κάνει μια έγκρομη, είχε κάνει ανάλυση ειδική είναι η μοναδική εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα mm. και μάλιστα έχει αυτά τα χρυσό τέτοια που βάζουν και μέσα, mm. μέσα από το τζάμι εννοείται σε μερικέ εικόνε. Πού αναφέρει εκεί στην πυραμίδα στο Αργός Στο κεφαλάρι δίπλα, στο κεφαλάρι, ναι. στην τρύπα μέσα Ναι Λοιπόν. Α, εκεί είναι που κρυβόντουσαν και επαναστάτες Λέει το 21 Ναι, όπου έχει και ένα κομμάτι είναι βράχου ναι, Το οποίο απέχει 10 πόντου από το έδαφος Είναι σαν άκρεμα Έχει μια εικόνα λοιπόν Όπου δείχνει πάει, ναι. Για Αυτό το νηστό, την κλωστή της ζωής Από το σύμπαν που έρχεται Α, κάτω ναι. Και το δράκο κατά μαύρο Ανάσκελά Είναι η μοναδική Με αυτό το συμβολισμό mm. που υπάρχει Στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε εκκλησία η ζωγραφική mm. αυτά είναι σε πίνακα. Για σκέψη, λοιπόν, και φεβερό. πρέπει να κάνουμε κανένα βόλτα Προς τα εκεί, κανένα μέρα. Εγώ έχω πάει, τα έχω δει, έχω πάει και, και για σε πίνακα. μου, για κανόνε, αγόρι μου, πάρε κανένα τηλέφωνο, αγοράκι μου. Mm. Να δούμε, θα κάνουμε. Λοιπόν, σε έχω χάσει. Λοιπόν, έλα μα, Ελένη. Το τελικό. Το καθήκον του κάθε ανθρώπου είναι να επιβληθεί στο τιτανικό μέρο του εαυτού του και να ενεργοποιηθεί με το Θεϊκό, το οποίο θα του λυτρώσει την ψυχή με τη μορφή του Απόλωνο ή με τη μορφή του Χριστού, κατά τη χριστιανική θρησκεία. Ναι, ο ναι, Διόνυσος σημασία. και ο Απόλωνο είναι τα πολικά αντίθετα. Ο Πρώτο συμβολεί στην πτώση των ψυχών, στην ύλη, ενώ ο Απόλωνο στην απελευθέρωση και την επιστροφή μετά από καθαρμού, το κάρμα είδε που λέμε, σε ανώτερε σφαίρε ύπαρξη. Αυτά ήθελα να πω ότι τελικά αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου να πολεμήσει το τιτανικό μέσω με, μέσα του. Έτσι οι προμηθείς είναι οι αργονάφτες, είναι δεμένοι μεταξύ ουρανού και γης ή για τιμωρία μέχρι να εξαγνιστούν και να αποκτήσουν πάλι το εθερικό του σώμα για να μπορέσουν να ανέλθουν. Αναμίχθηκαν με τους γίνου με τα τους έτσι τη φωτιά πνεύμα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θυσιάστηκαν. Είναι δεμένη στον άξονα μεταξύ γης και ουρανού μέχρι να φανεί το νέο άστρο στον ουρανό. Εντάξει, θα φανερωθούν δύο ήλιοι στον ουρανό, όπως λέει και η Ντόγκον, το πιστεύω αυτό, οι οποίο θα αποτελείται από τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι εξαγνίστηκαν. Και αυτό θα είναι και η προφητεία που λένε ότι θα... ο κόσμος, μόλις εμφανιστούν αυτά τα... ο δεύτερο ήλιος στον ουρανό, αισθητός κόσμος θα εκλείψει. Διότι θα έχει εκπληρώσει το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στον Γιώργο από το Greensboro τη Μελβούρνη που μου απάντησε. Από εκεί μα έστειλε το μήνυμα. Να σε καλά πάντα. ευχαριστούμε για την ακρόαση και λέει: Αν η Μαρία Τζέν είναι αυτή που αναφέρει, ο κάπου και τα κτλ. Αυτή που γνωρίζουμε όλοι και κάνει εδώ εκπομπέ κάθε Δευτέρα και ανοίγει αύριο, τη βδομάδα βεβαίω. Έτσι είναι, αγοράκι yeah. μου. Που έστειλε ένα βιβλίο. Λοιπόν, να πω ότι σε 5-10 λεπτά ανάκατε κατεβάσω την Ελένη κάτω να πάρει να ταξί η εκπομπή θα παιχτεί σε επαναλήψη. Μετά θα βάλω κι άλλες. Αύριο ξεκινάμε 8 η ώρα με την Τζάνη. 10 η ώρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Έχει μια ιδιαίτερη καλεσμένη Ινάντι. Τρίτη, Διαμαντάρα 8, Γιανουλάκης 10. Τετάρτη, Τα Άστρα Ποκαλύπτυν σ' 8 και 10 καινούρια εκπομπή για τα ΜΕΑ όποιο θέλει να και να είναι πιο αισιόδοξα από ότι είναι για μίζεις εψευδεστήσεις ο Κώστας Σοβαζούρας από τη Λάρισα και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε σχολιασμούς, μάλλον παρασκευή βράδυ που έχω το κενό στις 10, ε, από το Φαΐλο τον Γκρανιδιώτη και συζητάω, για να χαρεί και ο φίλος μου ο Αραμκόν, ότι θα αναλάβει εδώ υπηρεσία και ο Σπύρος ο Χατζάρας Αγαπητέ Δημήτριε Λοιπόν, ευχαριστήσω τη φιλενάδα μου εδώ την αγαπημένη την Ελληνία, να σε καλά Και εγώ σας ευχαριστώ για την ακράση Ακόμα στέλνω μια μήνυμα να βλέψω ότι γίνεται mm. Λοιπόν, εεεε Περίμενα γιατί Όλα σοντά να τα κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, δεν έχει ψωφίσει ακόμα τίποτα. Διονύσουν, παίρνεις τώρα ακόμα είμαι στον μου. Σε παρακαλώ, πάρα πολύ, Λοιπόν, <laughs> να κατεβάσω την Ελένη της να πάρει ένα ταξάκι. Η Ελένη δάκει του ήταν η σήμερα κοντά μα, η κομπή θα Πιθανότατα, βάσει του τη να συνεχίσουμε την επομένη Κυριακή... Ή τη μεσεπομένη. Ναι, ρε, παιδί μου. Εντάξει. Και εφόσον. και λίγο, ναι. Δημήτρη, θα σε ενημερώσουμε στην εβδομάδα. Οπότε θα έχω το χατζάρα καλεσμένο και θα αναλάβει και εκπομπή. Όπου θα δούμε σε ποια ώρα θα μπαίνει και θα μπει και αυτό στο πρόγραμμά μα. Εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι. Μπα και πετύχουμε τίποτα, έστω νοητικά. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Και είχε και 13 ο μήνα σήμερα, Ελενίτσα μου. Παρ' όλα αυτά είναι μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, καλή νύχτα. Να είστε καλά όλοι και εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα να επέλθει η ειρήνη στο στον πλανήτη και να, κα, να σταματήσουν καταστροφικοί πόλεμοι που μπήγουν μαχαίρια στην πύλη του φωτός γι' αυτό γίνονται Καληνύχτα